Συνταξιδιώτε μου, μα ακούτε εκεί έξω. Ο μυστικό διαστημικό σταθμό είναι εδώ. Το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης Και σήμερα τη νύχτα Ναι, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα Στις 10 Στον Αλμπίντο 14 Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου Στο μυστικό σκάφος μας Και στέλνουμε τα μηνύματά μας Από το υπερπέραν Σε μια περιπέτεια Μια περιστροφή γύρω Από την σκοτεινή γη, καθώς προσπαθούμε να διαπεράσουμε το σκοτεινό πέπλο της γης και να στείλουμε εκεί κάτω τις φωτεινές ακτίνες μας και τις συχνοτητέ μας, που αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ radio Αλμπίντο 14, κάθε Τρίτη στις 10, έτσι και σήμερα live. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε... Για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ε, θέλουμε να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε ότι μπορούμε στα πλαίσια πάντα της αντιστασιακής πληροφορία και, ε, και του συνειδησιακού προβληματισμού να μιλήσουμε για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης του AI, Artificial Intelligence. Πολλά έχουν γίνει τα τελευταία λίγα χρόνια για την διάδοση του ζητήματος της τεχνητής νοημοσύνης που φτάνουν φυσικά πλέον, όπως πολλοί από εσάς το έχετε καταλάβει, σε επίπεδο προπαγάνδας. Ήταν ένα ζήτημα για ειδικούς, λίγοι συζητούσαν γι' αυτό, ώσπου ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη κυριολεκτικά μας τα έχουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα για συζήτηση, ειδικό ζήτημα. Πόσο μάλλον για να κατανοηθεί το παρασκήνιο του και το βαθύτερο επίπεδό του. Θα χρειαζόντουσαν αρκετά βιβλία ολόκληρα και προφανώς δεκάδες εκπομπές με μια πολύ ειδική συζήτηση για να γίνει κατανοητό τι έχει συμβεί στο παρελθόν και τι συμβαίνει ακριβώς με όλα αυτά. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια σημειολογία αποκαλυπτική γύρω από το ζήτημα, ώστε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει ε, και με την προπαγάνδα η οποία υπάρχει αυτή την εποχή για αυτό το θέμα και με τις μελλοντολογίες που διακαώς ακούγονται από τους υποστηρικτές του αλλά και για τους φόβους που υπάρχουν για την εξέλιξη της ιστορίας με την τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχάς θα πρέπει, όπως μου αρέσει να το κάνω, να προσπαθήσουμε έστω και λίγο να ξεκινήσουμε από τη βάση του πράγματος. Πάντοτε όποτε ξεκινάμε από τη βάση των πραγμάτων, θα λέγαμε ίσω από το μηδέν, μπορούμε να το πούμε και έτσι, αποκτούμε την καλύτερη δυνατή κατανόηση για ένα ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και εδώ έτσι. Καταρχάς, πολύ μας έχει προβληματίσει αυτή η ιστορία με το τεχνητή, στο τεχνητή νοημοσύνη, ενώ καθόλου δεν μας έχει προβληματίσει η λέξη νοημοσύνη. Καταρχάς δηλαδή, τι είναι η νοημοσύνη, γνωρίζουμε τι είναι η νοημοσύνη, για να φτάσουμε στο σημείο να κατασκευάσουμε ή να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η αρχή του ζητήματο κατά την άποψή μου. Τι είναι η νοημοσύνη, Τώρα, είναι ένα από τα κεντρικά. Είναι πολλά, βέβαια, τα κεντρικά αυτά ζητήματα. Είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα του μυστικού πολέμου, στο επίπεδο του πολέμου των ιδεών των δύο παρατάξεων, των δύο μεγάλων τάσεων που αντιπαρατίθονται στο μυστικό πόλεμο, της σκοτεινής αρνητικής παράταξης και της φωτεινή θετικής παράταξης και καταπέκταση της αντίστασης. Είναι ένα από εκείνα λοιπόν τα ζητήματα τα οποία είναι κομβικά, είναι κεντρικά ζητήματα στα οποία υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία η οποία καταλήγει σε μια μεγάλη σύγκρουση. Καταρχά να πούμε ότι δεν υπάρχει ένας ορισμός της νοημοσύνης ε, όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε έναν ικανοποιητικό ορισμό, ένα definition της ε, νοημοσύνης του intelligence αυτό δεν είναι πρωτάκουστο ε, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε το έχω σχολειάσει πανελειμμένο στο παρελθόν ότι δεν, υπο, δεν υπάρχει και ένα σαφή ορισμό της ζωής ε, Κατά κύριο λόγο έχουμε μείνει στον παλιό καλό ορισμό της ζωής που έχει δώσει ο Αριστοτέλης. Ε, δεν μπόρεσε δηλαδή από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι σήμερα κάποιος ε, διανοούμενος, κάποιος επιστήμονας, κάποιο ακαδημαϊκός, κάποιος φιλόσοφος να δώσει έναν καλύτερο ορισμό για τη ζωή από τον Αριστοτέλη. Ακούγεται παράξενο τώρα αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι, η, είναι αλήθεια. Ο Αριστοτέλης λοιπόν έχει δώσει έναν ορισμό για τη ζωή και έχει πει ε, η ζωή είναι η κίνηση. Οτιδήποτε κινείται δηλαδή είναι ζωντανό. Οτιδήποτε είναι ακίνητο, είναι πεθαμένο ή δεν, είναι, δεν έχει ζωή. Αυτή είναι η, ο ορισμός της ζωής από τον Αριστοτέλη δεν είναι πολύ ωραίο. Ζωή είναι η κίνηση. Τώρα, αν θέλετε κάποιο να συμφωνήσετε μαζί του χωρίς πολλές σκέψεις, Αναρωτηθείτε ή συλλογιστείτε λίγο ότι περπατάτε σε έναν χώρο για παράδειγμα, κοιτώντα με την άκρη αναπόφευκτα του ματιού σα το πάτωμα, και αν δείτε μία μαύρη κουκίδα να κινείται στο πάτωμα, κατευθείαν σκέφτεστε ότι είναι μία κατσαρίδα, ένα ζωντανό έντομο. Δηλαδή, η κίνηση είναι αυτή που σα τράβηξε την προσοχή, ότι κάτι ζωντανό υπάρχει μέσα στο σπίτι σα, α πούμε, και πρέπει να το, το επιληφθείτε. Τι είναι αυτό. Ε, θα μου πείτε. Ο αέρας, ας πούμε, ο άνεμος κοινεί τα διάφορα πράγματα, τις κουρτίνες, τα φιλώματα των δέντρων και τα λοιπά είναι ζωντανά. Εδώ μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση αυτήν περί του ορισμού της κίνησης του Αριστοτέλη. Πάντως δεν έχουν καταφέρει παρόλες τι διαφωνίες τους πολλοί να δώσουν έναν πιο λένε, περιεκτικό και λογικό ορισμό για την ζωή, για το φαινόμενο της ζωής. Είναι πολύ παράξενο όλα αυτά, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, είναι παράξενα. Λοιπόν, αντίστοιχα δεν υπάρχει ένας ορισμός για την νοημοσύνη. Δεν έχουμε δηλαδή, μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, έναν αρχαίο ορισμό όπως ο ορισμός του Αριστοτέλη για τη ζωή που να έχει παραμείνει μες τους αιώνες. Δεν υπάρχει ένας σαφή ορισμός για την νοημοσύνη. Είναι καθαρά θέμα πολεμικό, συγκρουσιακό. Αν αναζητήσετε διάφορους ορισμούς για το intelligence, για την νοημοσύνη θα βρείτε φυσικά δεκάδες, εκατοντάδες, αλλά κανένας δεν θα συμφωνεί με τον άλλον. Άλλα θα λέει ο ένας ορισμός άλλα θα λέει ο άλλος. Ή θα μπορούσαν να μοιάζουν ίδια, αλλά θα ανακαλύψετε άμα τους προσέξετε ότι έχουν κάποιες πολύ σημαντικές ιδιόποιού διαφορές. Είναι δηλαδή ζήτημα ιδεολογία ο ορισμός περί νοημοσύνης. Ανάλογα με ποια ιδεολογία υποστηρίζεις ή αν θέλετε ποια παράταξη υποστηρίζεις ή είσαι επηρεασμένος ή βρίσκεσαι στο μυστικό πόλεμο από εκεί ξεκινάνε αυτά τα πράγματα λοιπόν αυτό που λέμε νοημοσύνη ε, έχει περιγραφτεί όπως ως ικανότητα για αυτό που λέμε abstraction, αφηρημένη σκέψη, λογική, κατανόηση, συνείδηση, αυτοσυνείδηση, εκμάθηση, συναισθηματική γνώση, σχεδιασμό, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, αυτό που λέμε problem solving, δηλαδή λύση προβλημάτων και άλλα πάρα πολλά, τα οποία υποτίστε χαρακτηρίζουν την νομοσύνη. Αυτή η λίστα θα μπορούσε να είναι ατέρμονη και θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφωνίες ως προς το τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί ή να μη συμπεριληφθεί στη λίστα αυτή που προσπαθεί να δώσει ή να εξηγήσει, να δώσει έναν ορισμό για την νοημοσύνη, να την εξηγήσει το intelligence. Ε, και ο όρο intelligence που χρησιμοποιείται στο artificial intelligence προέρχεται από το λατινικό nuns. Intelligentsia «intelligentia», «intellectus» και λοιπά. Ε, οποίο, Τα οποία η ρίζα του είναι το «intelligere» στα λατινικά, που σημαίνει την κατανόηση, να καταλαβαίνω. Επομένως, αν το πάρουμε τιμολογικά και από πού προέρχεται η λέξη «intelligence», ε, η λατινική γλώσσα, η οποία φυσικά πρόκειται από την ελληνική σε πολύ μεγάλο βαθμό, ε, λύνει το ζήτημα λέγοντα ότι «intelligence» είναι η κατανόηση. Δηλαδή, όταν, για παράδειγμα, οι Ρωμαίοι έλεγαν ε, «intelligere», εννοούσαν να κατανοήσω κάτι, να το κατανοήσω στα αλήθεια βαθιά. Λοιπόν, το μεσαίο να νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λίγο αόριστα το ξέρω, η λέξη intellectus έγινε ας πούμε, αυτό που λέμε scholarly, έγινε λίγο ακαδημαϊκή, ένας τεχνικός όρος για την κατανόηση πάλι και την αντίληψη. Και μπλέχτηκαν εκεί πέρα με την κατανόηση και την μετάφραση του, της λέξης ή του ελληνικού φιλοσοφικού όρου νους. Ε, αυτός ο όρος όμως, ο αρχαίο ελληνικός, ο νους, ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τη μεταφυσική, με κοσμολογικές θεωρίες, με το λεγόμενο τελεολογικό σχολαστικισμό. Ε, εδώ μπαίνουμε σε ειδικά πεδία ε, Σε αυτές τις θεωρίες υποστηρίζονταν η αθανασία τη ψυχής το κόνσεπτ του, του, του ενεργού νου ή του active intellect λέγεται και active intelligence ε, ήταν δηλαδή μια πολύ ειδική φιλοσοφική μελέτη της φύσης και δική της ανθρώπινης φύσης αλλά η οποία όλη αυτή η οπτική και όλη αυτή η προσέγγιση στο μυστικό πόλεμο ο οποίος γίνεται στις φιλοσοφικές σχολές τελικά απορρίφθηκε από τους σύγχρονους φιλοσόφους δηλαδή από τον... Από, Φιλοσόφου όπως ο Τόμας Χόμπις ο Τζον Λόκ, ο Ντέβιτ Χιούμ οι οποίοι ας πούμε το, τα αλλάξαν αυτή είναι υπεύθυνη δηλαδή για τα αλλάξαν αυτά τα πράγματα και μετά όταν λύσανε το ζήτημα το πετάξαν στην ψυχολογία και πλέον ας πούμε το θεωρούν ζήτημα της ψυχολογίας στο definition of intelligence λες και ένα ζήτημα ψυχολογικό είναι αστείο βέβαια είναι ένα controversial ζήτημα ειδικαδόρικο και δεν μπορεί εύκολα κάποιος να βγάλει άκρη ε, αν καταδεχθεί και στην ετυμολογία του πράματος και στην ιστορία του πράματος και στη φιλοσοφία του πράματος. Έχουμε δηλαδή ένα μικρό ή μεγάλο χάος πίσω από τον όρο και τη λέξη «intelligence». Και φυσικά, αντίστοιχα μεγάλο χάος υπάρχει και πίσω από τη λέξη «artificial», που... Ε, θα θυμίζω πάντα όταν σκέφτεστε για το τεχνητό και τα λοιπά, ότι στο artificial, αλλά και στο τεχνητό, υπάρχει η λέξη τέχνη μέσα, art. Και θα πρέπει κάποιος να προβληματιστεί πάλι με τη ρίζα της τέχνης και με όλα αυτά εδώ. Δεν μπορούμε λοιπόν καλά-καλά να ορίσουμε την νοημοσύνη και είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε τεχνητά νοημοσύνη, αυτό είναι α πούμε το μεγάλο ερώτημα. Ε, επειδή αναφέρθηκα στο Μυστικό Πόλεμο και αναπόφευκτα και στα δύο αποκαλυπτικά βιβλία μου για το Μυστικό Πόλεμο, Ο Μυστικός Πόλεμος και Ο Μυστικός Πόλεμος Βιβλίο 2, που αριθμούν άνω των 700 σελίδων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Εκεί στο website του περιοδικού Strange Υπάρχει ένα e-shop όπου είναι διαθέσιμα τα βιβλία για το μυστικό πόλεμο μαζί και με άλλα βιβλία μου. Ε, και μπορείτε να τα ε, αποκτήσετε, με, να τα παραγγείλετε και να σας σταλούν στο σπίτι σας κρυφά από το αόρατο κολέγιο της εκδόσης μας. Λοιπόν, ε, έχω αναφερθεί επανειλημμένο σε όλα αυτά τα ζητήματα στα βιβλία μου για τον ε, μυστικό πόλεμο και έχω καταδείξει ακριβώς τον μεγάλο πόλεμο που υπάρχει ε, στις ρίζες των πραγμάτων, στις ιδέες. αφού ξεκινάνε οι περισσότερες αντιπαραθέσεις. Είναι δηλαδή ένας πόλεμος των ιδεών καταρχάς, ο μουσικός πόλεμος. Λοιπόν, το όλο πράγμα συνταξιδιώτες μου φυσικά ξεκινάει από την σκοτεινή αρνητική παράταξη. Υπάρχει ας πούμε μια ακολουθία γεγονότων που πρέπει να δει κανεί η οποία καταλήγει στην τεχνητή νοημοσύνη στο artificial intelligence η ακολουθία των γεγονότων είναι, αυτό, είναι αυτή ότι η σκοτεινή αριντική παράταξη δεν πιστεύει στο Θεό, είναι άθεοι πιστεύουν αόριστα σε ένα μηχανισμό της φύσης πιστεύουν ότι τα πάντα είναι μηχανιστικά πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι μία μηχανή και κατά επέκταση και ο κόσμος μας είναι μία μηχανή και ο άνθρωπος είναι μία μηχανή Κατά το man-machine δηλαδή, τον Kraftwerk που αυτοί γεννούσανε τα ρομπότ βέβαια. Αυτό να φαντάζεστε. α πούμε ότι πιστεύουν στο man-machine, ότι ο άνθρωπος είναι μία μηχανή. Μάλιστα, ο άνθρωπος μηχανή ήταν και το πρώτο ηλουμινατιστικό σύγγραμμα ε, που γράφηκε περίπου στα τέλη του 1600, αρχές 1700 ε, στη Γαλλία. Αναφέρομαι σε αυτό σε κάποια φάση το μυστικό πόλεμο μεταξύ πολλών άλλων περί ηλουμινάτη. Λοιπόν ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι μια μηχανή. Κατά επέκταση, βλέποντας τα πράγματα εντελώς μηχανιστικά, η μηχανή αυτή τη χρειάζεται ένα reverse engineering. Μια αυτόματη μηχανική, να δούμε πώς είναι κατασκευασμένη, πώς προέκυψε, πώς έχει γίνει κτλ. Η θεωρία της εξέλιξης, η δαρβηνική, εδώ εφαρμόζεται, ας πούμε, εκστρατεύει πάνω σε αυτό το ζήτημα για να εξηγήσει πώς εμφανίστηκε η νοημοσύνη ε, πέρα από το βιολογικό του πράγματος για να ε, ε, πως η ανενισχύσει ε, τα όντα των, τα ισχυρότερα όντα εις βάρος, των, εις βάρος των πιο αδύναμων όντων και να επιβιώσει τελικά ο ισχυρότερος, δηλαδή αυτός που θα έχει τη μεγαλύτερη νοημοσύνη προκειμένου στο τέλος, δηλαδή εν τέλει ο Homo sapiens, sapiens ο, ο άνθρωπος ο νοήμων άνθρωπος Λοιπόν, αντίστοιχα, σύμφωνα με την οπτική του νευτόνιου σύμπαντος, το σύμπαν είναι το σύμπαν ενός ορολογοποιού, με τα γρανάζια του που γυρνάνε, στις σαφείς τροχές τους. Ε, όλα, όλα είναι μηχανιστικά. Η φύση είναι μία μηχανή και αντίστοιχα ο άνθρωπος είναι ένα τεχνούργημα μέσα στη μηχανή φύση. Αυτή είναι η οπτική τους. Κατ' επέκταση, το, ο εγκέφαλός μας, η προσωπικότητά μας, το πνεύμα μας, οτιδήποτε δεν δέχονται, η συνείδησή μας δεν δέχονται αυτή την ύπαρξη βέβαια της συνείδησης, ούτε την ύπαρξη του πνεύματος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, δέχονται μόνο τις νευρωνικές ηλεκτρικές και χημικές διεργασίες του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Ε, κατ' επέκταση βλέπουν τον άνθρωπο σαν μια μηχανή, η οποία μηχανή ε, μπορεί να γίνει παρέμβαση σε αυτή, να καλυτερέψει η μηχανή αυτή, να χειροτερέψει και λοιπά. Φυσικά, άμα βγει από την πρίζα η μηχανή αυτή, τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα όπως όταν βγει από την πρίζα το κομπιούτερ. Αυτό είναι ο λόγος που θελήσανε κάποια στιγμή να κάνουν ε, μία ας πούμε ε, εξομοίωση ένα simulation του ανθρωπίνου εγκεφάλου με τα κομπιούτερς. Εγώ το πρόλαβα, δεν ξέρω αν οι μεγαλύτεροι από εσά που ακούτε το προλάβατε κι εσείς, η πρώτη ονομασία του κομπιούτερ, δηλαδή του ηλεκτρονικού υπολογιστή που λέμε σήμερα, ήταν ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Γιατί ακριβώς προσπαθούσαν να εξομοιώσουν την καταυτούς λειτουργία του εγκεφάλου, την οποία θεωρούσαν καθαρά υπολογιστική. Δηλαδή ότι ο μας είναι φυσ... βιό υπολογιστής, ο οποίος υπολογίζει τα δεδομένα του, έχει ένα database, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα, κάποιους βασικούς αλγόριθμους, τους νευρώνες του κτλ. Τα, τα γνωστά τα ξέρετε. Λοιπόν, οπότε αυτός είναι ο λόγος που αρχικώ ε, τα computers χρησιμοποιήθηκαν σαν μια συνεχή μεταφορά ένα μεταφορικό πράγμα, όπου ξαφνικά αρχίσαμε να ανάγουμε πράγματα που έχουν καθαρά να κάνουμε με τον άνθρωπο στα κομπιούτερ. Να λέμε δηλαδή για παράδειγμα ότι ο, το κομπιούτερ είναι ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος, ότι για παράδειγμα έχει viruses, ιούς, όπως ακριβώς υπάρχει στην φυσιολογία, δηλαδή στο φυσικό κόσμο, έτσι και τα κομπιούτερες έχουν ιούς, έχουν μηνύμη, Αναλογιστείτε τώρα, για να μην σας κουράζω εγώ, τις αμέτρητες λέξεις που χρησιμοποιούμε μεταφορικά για τα κομπιούτερς που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και με το ανθρώπινο intelligence. Η άποψή μας εδώ, καθώς το συζήσαμε με την συγκυβερνήτρια, για να το μεταδώσουμε σαν μια πρώτη άποψη, σαν μια πρώτη θέση μας, είναι ότι δεν μπαίνει θέμα του να δημιουργηθεί ή να υπάρχει στο μέλλον το Artificial Intelligence, αλλά υπάρχει ευθύς καθαρχής από την ύπαρξη των computers. Το Artificial Intelligence είναι τα computers. και υπάρχουν δεκαετίες τώρα και αναπτύσσονται συνεχώς. Επομένω, δεν είναι ένα φαινόμενο ή μια εφεύρεση ή ένα, μια καινούργια τεχνολογία ή κάτι τέτοιο που τώρα γίνεται η εισαγωγή της και, θα έχει το, και υπάρχει η μελλοντολογία της για το πώς θα εξελιχθεί και τα λοιπά, είναι σαν όλα αυτά, σαφέστατα, διότι το πρώτο artificial intelligence είναι το computer, ο υπολογιστής, που δεν έχει να κάνει με intelligence, φυσικά, με νοημοσύνη, αλλά με υπολογισμούς, όπως το λέει η λέξη. Και καταλαβαίνετε, για παράδειγμα, ότι π.χ. ο πρόγονος του κομπιούτερο από το ξέρουμε είναι το calculator δηλαδή αυτό το, η αριθμομηχανή που κάνει υπολογισμούς <σχ eternity> θα μπορούσατε να πείτε ότι το calculator αυτή η μικρή αριθμομηχανή που κάνει τους υπολογισμούς είναι intelligent <σχ Devincia Church> είναι έξυπνη έχει νοημοσύνη όχι γιατί μια μεγαλύτερη εκδοχή της να έχει νοημοσύνη μόνο και μόνο λέγεται αυτό επειδή αυτοί που τα προωθούν και τα ψάχνουν όλα αυτά, δηλαδή οι επιστημονιστέ και οι τεχνοκράτε τη σκοτεινή ε, αρνητική παράταξη στον μυστικό πόλεμο, ο οποίο συνεχίζει και διεξάγεται, δεν έχει τελειώσει πάνω ούτε και σε αυτό το ζήτημα ούτε και σε κανένα άλλο. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση πάνω σε όλα αυτά. Απλώ θυμηθείτε ότι η προπαγάνδα που βγαίνει παραέξω, κυρίω μέσα από τα mainstream media, για, ε, ε, τα έχουν στα χέρια του οι σκοτεινοί οπότε παρουσιάζουν τα τα όπως θέλουν αυτό είναι ένα ζήτημα πάντοτε στους πολέμους και δει μάλιστα και στο μυστικό πόλεμο αναλογιστείτε για παράδειγμα τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα ή στη Γαλλία ή οπουδήποτε ε, όπου υπήρχαν ε, τα ραδιόφωνα που εκπέμπανε τις ειδήσει, όπως τις έλεγαν οι κατοχής και έπρεπε να συνδεθείς με το ελεύθερο Λονδίνο για παράδειγμα να ακούσεις ακόμα και στα ελληνικά τι πραγματικέ ειδήσει, εδώ ελεύθερο Λονδίνο, έτσι και έτσι, έχει γίνει η απόβαση στην Ορμανδία. Δεν το λέγανε ότι έχει γίνει ε, τα κατοχικά μέσα ενημέρωση. Ένα παράδειγμα σα φέρνω. Το ίδιο γίνεται και εδώ τώρα στο Μυστικό Πόλεμο. Τα περισσότερα mainstream ε, κανάλια τη πληροφορία και όχι μόνο mainstream, ε, βρίσκονται στα χέρια τη σκοτεινή εναντική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο και εκπέμπουν τα πράγματα όπω τα θέλουν αυτά. Όπω τα θέλουν αυτή. Ε. Ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση για όλα τα ζητήματα τα οποία παρουσιάζουν ως δεδομένα. Και έτσι ισχύει και γι' αυτό. Για το Artificial Intelligence. Που ονομάζεται Intelligence μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν ότι όχι ότι θα υπάρξει υπάρχει Artificial Intelligence αλλά ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε Artificial Intelligence. Ε, που νοούν τη φύση ως κάτι τεχνητό το οποίο γίνεται από μόνο του δηλαδή το, το, το τεχνητό της φύσης ας πούμε το φυσικό έτσι δεν είναι λοιπόν και εμεί, α πούμε είμαστε κάτι αντίστοιχο με, είμαστε σαν υπολογιστές δηλαδή σαν calculators και υπολογιστές και τα database ας πούμε και τέτοια πράγματα και αλλά ερχόμαστε τώρα με τη σειρά μα να κατασκευάσουμε και εμεί intelligence. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που πιστεύουν αυτοί. Και επειδή το πιστεύουν έτσι, γι' αυτό το ονομάζουν artificial intelligence. Αυτό που εμφανίζουν, ενώ δεν πρόκειται φυσικά, όπω θα εξηγήσουμε στην εκπομπή αυτή, για intelligence, για νοημοσύνη δηλαδή. Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Σήμερα μιλάμε για το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη και πώ παρουσιάζεται στην εποχή μα και για το μυστικό πόλεμο από πίσω τη. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και πάντοτε αναρωτιέμαι, υπάρχει και κάποιο artificial intelligence που μας ακούει εκεί έξω? Ούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Ο Μυστικό διαστημικός Σταθμό είναι εδώ. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το ακατονόμαστο αόρατο πλήρωμά μα, το μυστικό σκάφο μα, το οποίο υπερίπταται πάνω από τη γη σε μια μυστική τροχιά. Προσπαθούν να μα ανακαλύψουν για να προβληματίσουν την εκπομπή των συχνοτήτων μα. Αλλά ευτυχώ έχω την ικανή συγκυβερνήτριά μου που κάνει τι απαραίτητε μανούβρε και τα. Καμουφλάζει τους σκάφους μας συνεχώς ώστε να μπορούμε να του ξεφεύγουμε και να στέλνουμε τις συχνότητές μας μέχρι σε εσά τους άγνωστου παραλήπτες που σας έχει επιλέξει για κάποιο μυστηριώδη λόγο το Radio Nowhere, το ραδιόφωνο που εκπέμπει από το πουθενά για να ακούσετε τις συχνότητές μας. Ποιος ξέρει γιατί. Είμαστε συνταξιδιώτε, φυσικά όπως μου αρέσει πάντα να λέω. Εμείς λίγο από πιο ψηλά έχουμε μια υψηλή εποπτεία τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας αυτής του μυστικού διαστημικού σταθμού που εκπέμπει τις συχνότητές του και αναμεταδίδονται εκεί κάτω στη γη σε σας από το Ιντερνετ radio αλμπίτο 14 κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ. Σήμερα όπως είπαμε συζητάμε για το Artificial Intelligence και για την προπαγάνδα που υπάρχει γι αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη όπως είπα, είναι ένα άλλο πρόβλημα στη φιλοσοφία. Τι είναι intelligence, τι είναι η νοημοσύνη. Ε, τι ακριβώς είναι η νοημοσύνη και πώς ένας εξωτερικός παρατηρητής μπορεί να αποδείξει ότι ένας παράγοντας, ένας πράκτορας είναι intelligent, είναι νοήμων. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα στην φιλοσοφία. Δηλαδή, εδώ δεν ξέρουμε καλά-καλά τι σημαίνει νοημοσύνη και υποστηρίζουμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ακριβώς έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρουμε καν τι είναι καλά-καλά η ζωή και μπορούμε να παρουσιάσουμε τεχνητή ζωή. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα αν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι ο πρόγονος όλων αυτών των ζητημάτων είναι το Φραγκενστάιν της Μέρι ένα ζήτημα το οποίο το θίγω εντελεχώς και στα δύο βιβλία μου για τον μυστικό πόλεμο με το Frankenstein της Μερισέλλη πως είναι πρόγονος πολλών ζητημάτων. Λοιπόν, ε, θυμάμαι, ε, καταρχήν παρουσιάζουν το Artificial Intelligence σαν κάτι καινούριο. Δεν είναι καθόλου καινούριο, καθόλου μα καθόλου καινούριο. Ε, Λέω μια δική μου εμπειρία που τη θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά. Ε, τη συζητούσαμε με τη συγκυβερνήτρια. Μάλιστα μου βρήκε και το πρόγραμμα. Ε, θα σας πω μετά. Θα καταλάβετε. Ε, θυμάμαι ήταν γύρω στα 1989-88-89 όταν απέκτησα τον πρώτο μου υπολογιστή. Ε, τότε ήταν... Μαύρε οθόνε με κίτρινα γράμματα σε περιβάλλον MS-DOS. Δεν, δεν υπήρχαν τα Windows. Ε, τα πράγματα ήταν, δεν υπήρχαν mouse ήταν με το πληττρολόγιο, με εντολέ μέσα από το DOS. Ε, και με δισκέτε, χαρτοπετσέτες που ήταν μεγάλε, ας πούμε, και μαλακέ. Και άκουγε και όλε τι διεργασίε του υπολογιστή Κρ -κρ -κρ -κρ θυμάμαι λοιπόν τα πρώτα μας computers. Ε, εκεί σε εκείνη την περίοδο υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο υποστήριζε ότι ήταν artificial intelligence. Ένα πρόγραμμα το οποίο το είχα εγώ στη Θεσσαλονίκη, ένα νεαρός ε, φανταστείτε τι μπορεί να είχανε στο MIT α πούμε για παράδειγμα στη Μασαχουσέτη στο φημισμένο τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτη. Λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα παιχνίδι στην ουσία. Ήταν ο Dr. Μπάιτσο, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ε, ο, το, το πρόγραμμα Dr. Μπάιτσο, ε, το παιχνίδι έστω αυτό, δίδονταν μαζί με τις καινούργιες τότε πρωτοεμφανιζόμενες κάρτες ήχου, τις λεγόμενες, τα sound cards. Ε, κυρίως γιατί ε, είχε ε, ένα artificial voice, ένα robotic voice, μια ρομποτική φωνή. Αυτό ήταν δηλαδή το κλου του, του προγράμματος. Κατά βάθος. Γι' αυτό δινόταν μαζί με τα sound cards. Ο Dr. Zbaitzzo είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την Creative Labs, την εταιρεία, γνωστή στα sound cards, στη Σιγκαπούρη. Έτρεχε με MS-DOS και το Zbaitzzo, το όνομα, το Dr. Zbaitzzo, είναι αρχικά στην πραγματικότητα, σημαίνουν Sound Blaster Acting Intelligent Text-to-Speech Operator. Ε, ήτανε μαζί με τις κάρτες της ήχου της Sound Blaster λοιπόν και υποτίθεται ότι ήταν ένας ψυχολόγος ο Δόκτός Μπάτζο. και λειτουργούσε πραγματικά ακριβώς όπως ένας ψυχολόγος ε, θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει κολλήσει με το πρόγραμμα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ κυρίως για τις ε, ε, προεκτάσεις του και για τα πράγματα που μπορούσες ε, να κάνεις ας πούμε παρά τους σκοπούς του προγράμματος δηλαδή να επεμβείς και να, και να κάνεις διάφορα πάνω του ε, Μιλούσε το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή μπορούσε να, ε, να γράφει το text και να το λέει φωναχτά. Αυτό το text του speech που λέμε, με ρομποτική φωνή, έτσι, Kraftwerk. Ε, αυτό ήταν το ωραίο. Μάλιστα μπορείς να του πεις, ε, «Say, πες, έγραφες, say hello, παντελής» και σου απαντούσε με την ρομποτική φωνή, «Hello, παντελής». Και είχε εφαρμογέ αυτό σε εμά τότε που. και με φίλου μου που πειραματιζόμασταν με μουσικέ και τέτοια και τον βάζα, του βάζαμε ε, κείμενα και τον βάζαμε να λέει φωναχτά κείμενα που του βάζαμε εμεί ποίηματα τέτοια πράγματα. Και χωραφούσαμε τη φωνή του και την προσθέταμε, α πούμε, σε πειραματικά μουσικά κομμάτια, ηλεκτρονικά και τέτοια. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Βάιτσο, λοιπόν, τι ήταν. Ήταν όντω ένα πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη, Όχι. Ήταν ένα πρόγραμμα που υποδίονταν το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει διαφορά. Προσέξτε τι λέω. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν ένα πρόγραμμα που μπορούσε να σε ξεγελάσει ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Στην πραγματικότητα, είχε ένα δικό του, φαντάζομαι ότι δεν ήταν και δυνατότες πολύ μεγάλες τότε, α, όχι πολύ μεγάλο, είχε ένα δικό του database, όχι πολύ μεγάλο, σίγουρα. Ε, μια δική του βάση δεδομένων με κάποιε έννοιε, ε, κάποια αυτά. Δηλαδή, είχε ένα αρχικό προγραμματισμό ότι άμα σου, σου πει κάποιο, α πούμε για παράδειγμα, επειδή ήταν ψυχολόγο αυτό και μπορούσε να του πει τα προβλήματά σου και του έλεγε: Μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, να μου πει όλα αυτά τα προβλήματα, τι θέλει. Θα υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη εδώ μεταξύ μα και οτιδήποτε πούμε, α πούμε, με το που θα κλείσει το πρόγραμμα θα σβηστεί, δεν θα μείνει στη μνήμη. Ε, και έτσι λοιπόν, έχει να μιλάει με τον ψυχολόγο. Ε, Φαντάζομαι η ιδέα έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθώς διαδίδονταν η ψυχανάλυση και η ψυχολογία σε μέρη όπως η Νέα Υόρκη ε, στη δεκαετία του ε, 70 κυρίως ας πούμε, έγιναν πάρα πολλοί δεδομένοι οι ψυχαναλυτές και η εξέλιξη αυτών των ζητημάτων, ε, ήταν το πώς λειτουργούσαν οι ψυχαναλυτές, οι ψυχολόγοι. Δηλαδή ε, δεν μιλούσαν. Πήγαινε σε εσύ και τους τα δικά σου. ακούγανε. Δεν θα ήταν άδικο, α πούμε, μέχρι σήμερα λέγεται από πολλού ότι κάποιο που έχει έναν άνθρωπο που αγαπά, που έχει ένα πνευματικό, που έχει ένα φίλο κτλ., δεν χρειάζεται να πάει σε ψυχολόγο. Γιατί ο ψυχολόγος το πράγμα κάνει. Κάτι και σε ακούει. Δεν, ήταν, δηλαδή ήταν φαι, σαν να λέμε φαινόμενο μια αστική μοναξιά. Ε, αυτό, α πούμε, φανταστείτε, το επεκτάθηκε τόσο πολύ. Στην βγήκε και αυτό το πρόγραμμα του Δόκτωρ Μπάιτσο να μην πα ψυχολόγο, να μιλά στο κομπιούτερ και να του λε τον πόνο σου. Και οι ψυχολόγοι είχαν κάποιε κλασικέ ερωτήσει. Τις οποίες, με τι οποίε στην πραγματικότητα σε ενθαρρύναν, να συνεχίσει να μιλάς, να λε τα προβλήματά σου. σου ε, του έλεγε κάτι, α πούμε, έχω τάδε πρόβλημα, σου λέγανε πώ νιώθει γι' αυτό, έλεγε εσύ διάφορα. Και τι νομίζει ότι, πώ μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Και λοιπά. Δηλαδή, ρητορικέ ερωτήσει στην ουσία, οι οποίε σε βοηθούσαν εσένα να πει περισσότερα. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν έκανε, αυτή ήταν μάλλον η βασική του έμπνευση, γι' αυτό και το ονομάσαν ψυχολόγο, γιατί βόλευε για το παιχνίδι αυτό ο ρόλο του ψυχολόγου. Στο, στο πρόγραμμα αυτό στο Doctor's Σουμπάιτσο στο Κομπιούτερ της εποχής του 1990 ε, ε, να είναι ψυχολόγος βόλαι, για αυτό το λόγο και έτσι λοιπόν του έλεγε στα προβλήματά σου και σου, έλεγε, σου απαντούσε και εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό ε, έλεγες εσύ έχω προβλήματα με το σκύλο μου ε, σου απαντούσε γιατί νομίζεις ότι έχει προβλήματα με το σκύλο σου και. έλεγες εσύ διάφορα δηλαδή με λίγα λόγια τι έκανε στην πραγματικότητα Ό,τι και να γράφες εσύ, ήξερε αυτό ήδη κάποιες λέξεις. Και τι σημαίνουν. Ε, οι οποίες ήταν συχνές λέξεις. Ένα κάπως μεγάλο database δηλαδή. Οπότε, μόλις εσύ έλεγες τη λέξη πρόβλημα, σκύλος κτλ. Καταλάβαινε αυτό και σου απαντούσε ε, γιατί έχεις πρόβλημα με το σκύλο σου. Μάλιστα μπορούσε να το ξεγελάσεις. Μπορούσε πούμε, να πεις κάποια άλλα πράγματα από αυτό εδώ που είπα τώρα και να συμπεριλάβεις τη λέξη πρόβλημα και σκύλος μέσα στην πρότασή σου και θα τον μπέρδευες άμα ήσουνα λίγο ονειρό. Λοιπόν, και σου έδινε την εντύπωση ότι σ άκουγε και ότι καταλάβαινε τι έλεγες και ότι σου πρότεινε και πράγματα, σε ρωτούσε και ταλπά με μηχανιστικές απαντήσεις την πραγματικότητα που προκύπταν από τα ίδια τα πράγματα που έγραφες. Δηλαδή, αντλούσε την απάντησή του μέσα από την ίδια σου την ερώτηση, μη μέσα από το ίδιο το δικό σου το κείμενο. Γιατί εσύ έγραφε. Ενώ αυτό ε, και έγραφε για να σου απαντήσει και μιλούσε κιόλα. Δεν σε άκουγε να μιλήσει, εσύ. Δεν ήταν τόσο εξελιγμένο. Λοιπόν, να λοιπόν ένα παράδειγμα. Artificial Intelligent του 1990. Ήταν Artificial Intelligent ο Dr. Baethoff. Έτσι, όπως παρουσιάζουν το Artificial Intelligence. Στην πραγματικότητα, αναλογιστείτε λίγο τι λέω τόση ώρα το θρηλυκό και περιβόητο στην εποχή που διανύουμε chat GPT-4 είναι στην πραγματικότητα ένας εξελιγμένος δόκτορς Μπάιτσο. Για σκεφτείτε το λίγο. Θα μιλήσουμε παρακάτω για το πώς δουλεύουν αυτά τα chat GPT ε, που παρουσιάζονται ως τεχνητή νοημοσύνη. Ε, κακός κατά την αγροσύνη. Λοιπόν, το όλο κόλπο του πράγματος φαίνεται... Κατά την εξέλιξη ενό ζητήματο φαίνεται στην αρχή του. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μυστήρια, το ίδιο συμβαίνει και με πολλά ζητήματα. Εάν μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε ιστορικά, φαίνεται στην αρχή του ζητήματο καθώ δημιουργείται όλο το πράγμα περί τίνο πρόκειται, και μετά απλώ παρακολουθεί την εξέλιξή του. Έτσι και εδώ, εφαρμόζεται το ίδιο. Αν παρακολουθήσετε λίγο ιστορικά την εξέλιξη του λεγόμενου artificial intelligence, το οποίο παίζει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1950 τουλάχιστον, ε, αν παρακολουθήσετε την εξέλιξή του ή αν παρακολουθήσετε έστω την εξέλιξή του προσφερόμενο προς, το, προς πελάτες, προς το ευρύ κοινό, ε, αρχή γενομένη Για παράδειγμα, έφερα εγώ ένα παράδειγμα που θυμήθηκα, τον Dr. Sbaitso, θα δείτε πώς είναι αυτό το ζήτημα ακριβώ και πώς εξελίσσεται και πώς είναι, για παράδειγμα, το ChatGPT4 μια πολύ προχωρημένη εξέλιξη του Dr. Sbaitso. Άμα κατανοήσετε, που είναι εύκολο να το κατανοήσετε, πώ δουλεύει ο Δ. Μπάιτσο, μπορείτε να κατανοήσετε ακριβώ και πώ δουλεύει το ChatGPT-4 και να κατανοήσετε ότι δεν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη ακριβώ όπω την καταλαβαίνετε από το Science Fiction, από την επιστημονική φαντασία. Αλλά έχει να κάνει καθαρά με το πώ καταλαβαίνει, τι ορισμό δίνει στην νοημοσύνη η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Πώ αναγνωρίζει ω νοημοσύνη μια υπολογιστική κατάσταση γιατί θεωρεί ότι και εμείς οι ίδιοι η νοημοσύνη μας είναι μόνο μια λέξη και ότι στην πραγματικότητα είμαστε υπολογιστές κι εμείς, μηχανήματα. Και όπως ακριβώς δουλεύει ο Dr. Baitso ή ο TGPT4, έτσι δουλεύουμε κι εμείς. Πραγματοποιώ φυσικά δεν ισχύει, αυτό που πιστεύουν αυτοί. Λοιπόν... Αυτό είναι η όλη ιστορία και έχει να κάνει, ας το πούμε έτσι, με μια ενδελεχή χρήση ενός μεγάλου database. Ο Dr. Bitesow είχε το database που του δώσαν οι προγραμματιστές σε ένα μικρό προγραμματάκι για να ε, πάρει ένα μπόνους μαζί με το Soundcard της εμποχής εκείνης, το Sound Blaster. Τώρα το ChatGPT4 για παράδειγμα που το παρουσιάζουν σαν Artificial Intelligence ή σαν μια πρώτη μορφή στο Artificial Intelligence είναι απλώς έχει ένα πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο database το ίντερνετ δηλαδή την αναζήτηση του Google την οποία την είχε και από πριν δεν χρειαζόταν να στη δώσει το ChatGPT4 που μια κάτι στην αναζήτηση του Google είναι Artificial Intelligence αυτό που σου δίνει τα αποτελέσματα και καταλαβαίνει τι αναζητάς Λοιπόν, πάντα βασιζόμενο σε ένα database και σε στατιστικούς αλγορίσμους. Δεν είναι έτσι όμως το intelligence, δεν δουλεύει έτσι ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί και για να, αν εμβαθύνετε σε αυτό που λέω θα καταλήξετε στη σύγκρουση αυτή των ιδεών του μυστικού πολέμου. Στο πώ δηλαδή συγκρούονται πάνω σε αυτά τα ζητήματα και σε πάρα, πάρα πολλά άλλα, στη βάση τους οι δύο μεγάλες ε, παρατάξεις του μυστικού πολέμου, η σκοτεινή αρνητική παράταξη και η φωτεινή θετική παράταξη ειδικά στι φιλοσοφικές σχολές είναι πολύ χαρακτηριστικό που βρίσκονται φυσικά πίσω από όλα αυτά που συζητάω τόση ώρα ε, κατ' επέκταση εγώ ε, δεν πιστεύω, σας το δηλώνω έχω παρακολουθήσει τα πάντα επί πολλά χρόνια, γνωρίζω και όλη την επιστημονική φαντασία του πράγματος γνωρίζω και όλες τις, ε, τις ε, τεχνολογικές εξελίξει πάνω στο ζήτημα, γνωρίζω και όλους τους που ε, υπεραμείνονται του ζητήματος ή του επιτίθονται και έχω καταλήξει εδώ και αρκετό καιρό στο συμπέρασμα δεν έχω διαψευτεί μέχρι σήμερα έχω καταλήξει εδώ και αρκετό καιρό χρόνια στο συμπέρασμα αυτό ότι δεν είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε τεχνητή νοημοσύνη ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό ε, και η θέση μου αυτή παρόλο που ακούγεται ίσως υπερβολική ίσως ξέρω, παράξενη για κάποιου. κλπ. τρος πάντων αυτή είναι η θέση μου που δεν έχει προκύψει αβίαστα ε, δεν είναι πρόχειρη, δηλαδή. Ούτε κάνω τον έξω αυτή είναι η θέση μου. Ε, και η θέση μου, επίσης, είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια που παρουσιάζεται στο σχεδιασμό της σκοτεινής ανετικής με τις επιβολές της για την παγκόσμια κυριαρχία και τον παγκόσμιο έλεγχο, δεν είναι όσο μας αφορά στο ζήτημα αυτό καθ' αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να παρουσιάσουν. Προγράμματα τα οποία να σε ξεγελάνε ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη. Να σε ξεγελάνε δηλαδή ότι λειτουργούν όπω ο άνθρωπο. Η, η, η διαφορά είναι η εξή: αν δεν την καταλαβαίνετε. Είναι για παράδειγμα, φανταστείτε, α πούμε, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο 4, την ιστορική μορφή, την αληθινή ιστορική μορφή του Ιουλίου 4, και φανταστείτε και έναν ηθοποιό στο θέατρο που παριστάνει τον Ιούλιο 4. Καταλαβαίνετε αυτή η διαφορά. Ιούλιος Κέσσερας και ο ένας, Ιούλιος Κέσσερας και ο άλλος. Τα ίδια ρούχα φοράνε, τα ίδια πράγματα λένε κλπ. λοιπά, και λοιπά να φτάσετε στην πραγματική διαφορά ότι ο, ο άλλος είναι ηθοποιός. Δεν Είναι ο Ιούλιος Κέσσερας, ο οποίο έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια. Λοιπόν, επομένως, αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στο να υπάρχει ένα αληθινό artificial intelligence ή μια κατασκευή η οποία να παριστάνει το artificial intelligence. Να είναι δηλαδή ένα artificial intelligence Artificial Intelligence, αν με παρακολουθείτε δεν Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα, δεν είμαι ο μόνος εγώ με αυτές τις θέσεις, ούτε τις έχω πινωστεί ο ίδιο. Αρχή προβληματίστηκα με το ζήτημα όταν ασχολήθηκε με το Artificial Intelligence, ελεγκτικά θα λέγαμε, ο Ρότζερ Πέντροουζ. Ο Ρότζερ Πέντροουζ είναι εν ζωή ακόμα, είναι ένας του αν όχι ο μεγαλύτερο φυσικός, εν ζωή αυτή τη στιγμή, μαθηματικός, ν ο οποίος ασχολήθηκε κάποια στιγμή με τη συνείδηση με το καταπληκτικό έργο του κάπω παλιό πλέον του 1989 The Emperor's New Mind που λέμε τα, τα, τα, τα νέα ρούχα του αυτοκράτορα Αυτή η φάση The Emperor's New Mind του αυτοκράτορα το καινούριο μυαλό είναι τρία τα βιβλία έχουν ακολουθήσει και sequels στο βιβλίο αυτό έχει ασχοληθεί σε τρία βιβλία με το ζήτημα Ενδελεχώ ο Ρότζερ Πέντρος, χρησιμοποιώντας ε, το λεγόμενο Turing's Halting Theorem στην αρχή, δηλαδή το θεώρημα του σταματήματος ε, του Alan Τούρινγκ, θα μιλήσουμε για αυτά παρακάτω, ε, ε, Θέλοντα να δείξει ότι ένα σύστημα μπορεί να είναι δετερμινιστικό χωρίς να είναι αλγοριθμικό, απορρίπτοντας με λίγα λόγια την αλγοριθμική τεχνητή νοημοσύνη. Ε, και έχει πάρει τη θέση ο Πέντρος ότι δεν, είμαστε σε, δεν έχω πιστή ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε τεχνητή νοημοσύνη και δεν το θεωρώ ε, με τίποτα εφικτό να μπορέσουμε να κάνουμε μια ε, τέλεια τεχνητά νοημοσύνη κατασκευασμένη όπως το ανθρώπου. Ε, και έτσι είμαι υπέρ του Πέντροου. Τώρα, εδώ όταν τα πρωτοείπε ο πέντρο αυτά έγινε ένας πόλεμος, φυσικά πάντα στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου ο Πέντρος ανήκει στην φωτεινή θετική παράταξη. Είναι μια αιστεία της Οξφόρδης. Πολλοί άνθρωποι από την Οξφόρδη ανήκουν στη φωτεινή θετική παράταξη, όχι όλοι. Αλλά υπάρχει εκεί μια δυνατή αιστεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή με το... στην Οξφόρδη. Αλλά τέλος πάντων μέχρι πρόσφατα. Ενώ αντίστοιχα αντιτάχθηκε στο, στον Πέντρο σε όλα αυτά φυσικά ένας από τους πατέρες της τεχνητής νοημοσύνης, ο Μάρβιν Μίνσκι. Ο Μάρβιν Μίνσκι είναι ένας computer scientist, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι επίσης ο ιδρυτής του AI Laboratory, του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης, του MIT, του Massachusetts Institute of Technology, του Ινστιτούτου. Τεχνολογία της Μασαχουσέτης, του περιβόητου. Ε, αυτός είναι ένας άνθρωπο της σκοτεινής παράταξης, ε, όπου βρίσκεται εκεί σε μια αιστεία της σκοτεινής παράταξης, το MIT. Αυτοί οι δύο κάνανε πόλεμο, λοιπόν, από πίσω, ή μάλλον εκπροσωπούσαν τις ε, ε, ε, παρατάξεις τους, ο Μάρβιν Λίμινσκι και ο Ρότζερ Πέντρος, για το ζήτημα τη τεχνητή νοημοσύνης. Για να καταλάβετε πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, μια και αναφέρθηκα στον κύριο Μίνσκι, είναι και συγχωρεμένο. Ο Μίνσκι ήταν ένας δηλωμένο άθεος. Οι γονεί του ήταν σημαντικά πρόσωπα του σιωνιστικού κινήματος. Από Νέα Υόρκη φάση, ο οποίος δημιούργησε το λαμπόρατοριο αυτό στο MIT και όλες του οι δραστηριότητε μέχρι ενός σημείου ήταν οι από ποιον από τον Τζέφρι Επτάιν, τον εκείνο τον τύπο που έχει τα ιδιωτικά νησιά με, που έχει γίνει το σκάνδαλο τα τελευταία χρόνια με, την, με τα παιδιά και με το, την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και λοιπά και λοιπά και πώς ε, λειτουργούσε σαν ε, στην ουσία πεδραστικό για ε, διάσημους αυτό χρηματοδοτούσε τον Μάρβιν Μίσκι και το Artificial Intelligence Laboratory, ο Jeffrey Έπσταϊν, με συγκεκριμένα ποσά ε, μέχρι ένα σημείο. Και ήταν από τους πιο συχνούς καλεσμένους του στον ΙΣΙΑ αυτό ο Μάρβιν Μίσκι, με καταγγελίε εναντίον του κλπ. Φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή έτσι παρασκηνιακό, χωρίς να σημαίνει σ' και καλά κάτι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για ιδέε, αλλά έτσι για να καταλάβετε. Α πούμε, από την άλλη ο είναι ένα άνθρωπο, αφοσιωμένο επιστήμονα. Ομπελίστα που ασχολείται με τη συνείδηση που είναι πάρα πολύ μεταξύ άλλων, ειδικά τώρα. Τελευταία, έχω παρακολουθήσει και καταπληκτικέ συζητήσει του μαζί με τον Τζόρνταν Πίτερσον. Είναι στην Οξφόρδη, είναι ένα έτσι κλασικό καθηγητή, α πούμε, ο οποίο δεν έχει τέτοιο background όπω ο άλλο. Ε, οι δυο του λοιπόν κονταροκτηπήθηκαν πάρα πολύ για το ζήτημα τη τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του. Τη θέση του Ρότζεμ Πέντρος. Και όχι μόνο επειδή το λέει ο Πέντρος, αλλά επειδή και ο ίδιος έχω ασχοληθεί με άλλους τρόπους από τον πέντρο και έχω καταλήξει στα, στα ίδια συμπεράσματα. Ε, πιστεύω λοιπόν, για να το του rapid που λέμε, να το κάνω την ανακεφαλαίωση τη θέση μου, ότι ε, μας προπαγανδίζουν, πρόκειται για προπαγάνδα, Τη σκοτεινής αρνητικής παράταξης που σχετίζεται άμεσα με τα μεγάλα σκοτεινά σχέδιά της, τη σκοτεινή ατζέντα τη για παγκόσμια κυριαρχία που προσπαθούν συνεχώς να έχουν και δεν την έχουν, ασχετά εάν πολλοί από σας με αντιστασιακή πρόθεση νομίζετε ότι την έχουν και αυτό είναι μεγάλο σφάλμα να παραμυθιάζεστε ότι την έχουν, γιατί σας έχουν παραμυθιάσει ότι την έχουν την παγκόσμια κυριαρχία θέλουν να την αποκτήσουν την έχουν σε ένα βαθμό πάντα την είχαν σε ένα βαθμό από την εποχή του Χριστού ακόμα λοιπόν και προπαγανδιστικά, λοιπόν προσπαθούν να μας παρουσιάσουν την λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουν μέσω αυτής, τα σχέδιά του είναι αυτά να ελέγξουν τον κόσμο όσο γραφικό και αν κούγεται για κάποιος αυτό, είναι η αλήθεια αυτό που σπαθούν να κάνουν με την τέχνη του νοημοσύνη. Να ελέγξουν απόλυτα τον κόσμο. Αυτή είναι η πρόθεσή τους, η ατζέντα τους. Ε, αυτό γίνεται για να το αποδεχθούμε με ένα ρομαντικό τρόπο, όπως το έχουμε συνηθίσει μέσα από ταινίε, από την επιστημονική φαντασία, την πολύ αξιόλογη κλπ. Θα μιλήσουμε για αυτά. Ε, ενώ στην πραγματικότητα το μοντέλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, έχει σχέση με αλγόριθμους, με στατιστικές και με τον παγκόσμιο έλεγχο και αυτό το πράγμα υφίσταται ήδη εδώ και πολύ καιρό, απλώς θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίκτυο από αυτό το πράγμα που υφίσταται τόσο καιρό. Ένα εφαρμοσμένο παγκόσμιο δίκτυο το οποίο να γίνει αποδεκτό και από του ανθρώπου και από τι κυβερνήσει αλλά και από τον οικονομικό κόσμο. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Όπω εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω στη γη από το μυστικό σκάφο μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το ανομολόγητο αόρατο πλήρωμά μα. Εκπέμπουμε μέσω του Radio Nowhere και του αοράτου του Κολεγίου και οι συχνότητέ μα αναμεταδίδονται. Από το ίντερνετ radio Αλπίντο 14 κάθε τρίτη στις 10 Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό Μας ακούτε Συνταξιδιώτες μου, ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 10, σήμερα live, είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και συζητάμε και εκπέμπουμε τις συχνότητες προς τα κάτω στη γη και προς κάθε άγνωστο παραλήπτη τους, όπως το θέλει το Radio Nowhere και το αόρατο κολέγιο, ε, προς όλους εσά τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14 και συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για την όλη προπαγάνδα που τρέχει τα τελευταία χρόνια για αυτό το ζήτημα. Artificial Intelligence, λοιπόν. Καθώς τα λέγαμε όλα αυτά νωρίτερα, η συγκυβερνήτρια εδώ μπήκε στον κόπο και βρήκε ε, simulations, δηλαδή εξομοιώσεις ας πούμε νεότερες, νοσταλγικές σας θα τις λέγαμε, των παλιών ας πούμε παιχνιδιών από τους πρώτους υπολογιστές. Έτσι λοιπόν βρήκε και τον Dr. Σμπάιτσο και τον έχει εδώ μπροστά στην οθόνη μας, του control panel μας. Μπορείτε να το ανακαλύψετε και εσείς βάλτε στο ίντερνετ, στο Google, στην αναζήτηση του Google Dr. Σμπάιτσο, όπως το ακούτε, S, B, A, Σμπάιτσο. Και θα το βρείτε σε νεότερα προγράμματα που φιλοξενούν παλαιότερα προγράμματα, ετσι νοσταλγικά για αυτούς που θυμούνται αυτά τα παλιά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τον Dr. Bitesow, να τον ακούσετε και πώς μιλάει κιόλας. Hello, Γεια σου Παντελήλη, είμαι ο Dr. Bitesow και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ε, έχει την ίδια περίπου εισαγωγή που έχει «I'm του του help» και λοιπά. «Τι, τι θέλεις από μένα να σε βοηθήσω» που έχει το ChatGPT4. Αυτός είναι, όπως είπαμε, ένας παλιός πρόγονος του 1991 και μέσα ε, του ChatGPT. Ο Dr. Μπάιτζο. Λοιπόν, για μισό λεπτό να του πούμε να χαιρετήσει τον ε, μυστικό διαστημικό σταθμό. γράφω τι να πει. αυτό μας άρεσε πάρα πολύ η φωνή η ρομποτική αυτή που τη βάζαμε να λέει διάφορα τα παλιά τα χρόνια ακούστε are to the space <laughs> ακούτε το μυστικό διασημικό στάθμο ε, με τη φωνή του Dr. Baitso της πρώτης ε, ε, διαδεδομένης ως παιχνιδιού τεχνητή νοημοσύνης στα κομπιούτερ το τελών της δεκαετίας του 80, αρχές 90 του MS-DOS. Λοιπόν, ε, όπως είπα, ο Ντόκτος Μπάιζο δουλεύει... Άμα το παίξετε λίγο μαζί του ή εσείς που το θυμάστε, μπορείτε να καταλάβετε τον τρόπο που δουλεύει. Αν έχει ένα μικρό σε σχέση με τα chat της τώρα, που έχουν όλο το ίντερνετ, έχει ένα μικρό database με κάποιες λέξεις και έννοιες, που περιμένει ότι θα πει ο μέσος άνθρωπος ως προβλήματα, ή να παίζει ότι κάνει τον ψυχολόγο. Ε, οπότε, ε, παράδειγμα, έχει τη λέξη πόνος, έχει τη λέξη θλίψη, έχει την λέξη δεν είμαι καλά, έχει τη λέξη, τις έννοιες αυτές όλες και άλλα πολλά παρόμοια, η να παιζει κανει τον ψυχολογο οποτε παραδειγμα εχει τη λεξη πονος εχει τη λεξη θλιψη εχει την λεξη δεν ειμαι καλα εχει τις εννοιες αυτες ολες και αλλα πολλα παρομοια η γυναικα μου, ο σκύλος μου, ο αδελφό μου, κλπ. Και με ένα διαγραμματικό δέντρο, Μπορεί εύκολα να συντάξει προτάσει επάνω στι λέξει που του λε. Έχω ένα πρόβλημα με το σκύλο μου, σου απαντάει. Γιατί νομίζει ότι έχει πρόβλημα με το σκύλο σου, Διότι ξέρω εγώ, ε, δεν τρώει το φαγητό του. Πόσα φαγητά δοκίμασε να του δώσει, σου λέει. Λε εσύ, Πολλά φαγητά. Νομίζω ότι μιλά με άνθρωπο. Σε ξεγελάει δηλαδή ότι μιλά με, με ένα ρομπότ. Ενώ στην πραγματικότητα σε δουλεύει. Ε, θέλει να σε ξεγελάσει να νομίσει ότι μιλά με ένα ρομπότ. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή κάνει το chat GPT4 σε πολύ πολύ ανώτερο επίπεδο. Δεν έχει αυτό το μικρό database και αυτή την κατανόηση των λέξεων μέσα στην πρότασή σου απλώς. Έχει αυτό σαν βάση, αλλά από πάνω τους απαγόβουν ολόκληρο έχει όλο το ίντερνετ. Οπότε οτιδήποτε του πεις, έχει τη δυνατότητα να κάνει στιγμιαία αναζήτηση στο ίντερνετ, να βρει πράγματα για αυτά που του λες, με keywords αυτά που του λες και να σου απαντάει με μια δική του σύνθεση των πραγμάτων που έχει βρει στο ίντερνετ. Αυτό κάνει. Τώρα, εσείς κατά πόσο το θεωρείτε intelligence αυτό, νοημοσύνη, ε, δεν ξέρω. Εγώ δεν το θεωρώ νοημοσύνη. Και καταρχάς, όπως είπαμε, ε, όλα αυτά ακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα, ακολουθούν τον ορισμό της νοημοσύνης, που, τον οποίο δίνει, ενώ στην πραγματικότητα φιλοσοφικά και με τρόπους, δεν υφίσταται Ορισμός της νοημοσύνης αλλά ακολουθεί τον ορισμό της νοημοσύνης στο οποίο δίνει η κεντρική κλίκα της σκοτεινής αρνητικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο που πιστεύουν ότι η νοημοσύνη είναι ένα μηχανιστικό αποτέλεσμα μιας μηχανής που είμαστε βιολογικής μηχανής που είμαστε εμείς και μπορούν να αντιγράψουν την βιολογική αυτή μηχανή δηλαδή τον εγκέφαλό μας σε ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο και να λειτουργήσει με τρόπο αλγοριθμικό όπω νομίζουν ότι λειτουργεί ο εγκέφαλό μα που είναι βαθιά ανοιχτομένοι και νομίζω ότι το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν λειτουργεί έτσι. Ε, δεν είμαστε δηλαδή εμεί πιο έξυπνοι από αυτού. Το θέμα είναι ζήτημα θέση, είναι ζήτημα πρόθεση. Είναι, ζη, είναι ζητήματα πολλά που μπαίνουν μέσα εδώ. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια καθαρή αγνή επιστήμη με, με τι τεχνολογικέ τη εφαρμογέ. Έχουμε να κάνουμε με θέσει και, προεκ, και τι προεκτάσει του. Και φυσικά τους προγόνους τους. Και το πόσο έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα αυτά τα πράγματα από το παρελθόν. Φυσικά όπως μπορείτε εύκολα κάποιος να το καταλάβει που γνωρίζει πέντε πράγματα για αυτά τα ζητήματα από τις σύγχρονες αρχές του ζητήματος είναι το cybernetics, η κυβερνητική. Ο Norbert Wiener. Ο καλύτερος ίσως μαθητής του σκοτεινού λόρδου Bertrand Russell. Που είπανε η τύποι αυτοί ότι ο άνθρωπος είναι μία μηχανή, δανείστηκαν την ελληνική λέξη κυβερνήτης, ε, έλεγχος δηλαδή, καταλαβαίνετε, κυβέρνηση, καθοδήγηση, ε, φτιάξαν την κυβερνητική, το λεγόμενο cyber, έτσι, το κυβερνητικό δηλαδή, το, τα cybernetics, και αντιμετώπισαν τον άνθρωπο σαν ένα τεχνούργημα, σαν ένα μηχάνημα που μπορούμε να το χακάρουμε. Αυτά που λέει σήμερα δηλαδή ο Χαράρι, που τα αποδίδεται που τα ακούτε και τα αποδίδεται στον Χαράρι, που λέει ότι ο άνθρωπο είναι. Θα το διαβάσουμε παρακάτω στην εκπομπή, ο άνθρωπο είναι, ε, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί να χακαριστεί. Αυτά τα πράγματα λέει ο Νόρμπερτ Βίνερ, ο ιδρυτή τη κυβερνητική. Απόγονο αυτών των απόψεων τη σκοτεινή αρνητική παράταξη, την οποία ανήκει επίση ο Χαράρι, και έχουν μια συνοχή στη γραμμή του, ε, είναι ο Χαράρι που τα λέει αυτά, α πούμε. Σήμερα. αλλά δεν είναι απόψη του Χαράρη ούτε είναι κάτι καινούργιο και νεοτεριστικό ο Χαράρη παρόλο που σε πείθει ότι είναι κάτι τέτοιο yeah, yeah. είναι ένας πάρα πολύ καλός του παραδέχομαι εγώ, είναι ένας πάρα πολύ καλός ομιλητής και με μεγάλη πειθό και λέει και πάντα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, είναι πολύ σημαντικές οι διαλέξεις του και αυτά του γιατί παρακολουθείς πως σχεδιάζει το πράγμα η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο που τα λένε πλέον ανοιχτά δεν κρατάνε τα προσχήματα όπως το κάνανε στο πρόσφατο, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν λοιπόν έτσι λοιπόν ε, φτάνουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση από το παρελθόν το πρώτο παράδειγμα κινδύνου της τεχνητής νοημοσύνης πολύ πριν την εποχή του και δεν ήταν μια καταπληκτική ταινία που δεν ε, λ, λειτουργήσε ως προάγγελος μόνο γι' αυτό αλλά σήμερα συζητάμε για το Artificial Intelligence... και αυτό αναφέρουμε σε σχέση με αυτό. Είναι το Space 2001, A space Odyssey του Άρθρου Κλάρκ. Η Οδύσσια του Διαστήματος 2001... που έγραψε ο Άρθρου Κλάρκ... στην αρχή σαν σενάριο της ομώνυμης ταινίας του Κιούμπρικ... και έπειτα σε ολοκληρωμένο κανονικό βιβλίο... που γνώρισε και τα sequels του. Ε, βγήκε το 1968-1969 στους κινηματογράφους και αν θυμάστε η κεντρική του, η μια κεντρικές πλοκές της ταινίας είναι ο HAL το μοντέλο HAL 9000 το κομπιούτερ δηλαδή αυτού του διαστημικού σκάφους το οποίο είναι artificial intelligent είναι ένα κομπιούτερ AI το οποίο διεξάγει όλες τις ανεξαιρέτως τις λειτουργίες του σκάφους και βρίσκεται σε μια φωνητική επικοινωνία με τον επικεφαλής των αστρών αυτών, ε, όπου κάποια στιγμή αποκτά η δική του συνείδηση, ο Χαλ, δικές του αποφάσεις και στην ουσία καταδικάζει το πλήρωμα με τις κινήσεις του. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή ε, πρωτοστατούν στα πράγματα κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες και κυρίως η IBM. Ήταν από τις πρώτες εταιρείε εταιρείες-κομπιούτερς Γι' αυτό και εδώ στο όνομα του HAL έχουμε ένα κωδικό. Ε, αν θα δείτε την αγγλική αλφάβητο, ε, ένα γράμμα μπροστά από το IBM είναι το HAL, ε, το HAL, δηλαδή ένα γράμμα πριν από το κάθε γράμμα. Από τα IBM, άμα θα το δείτε, είναι HAL. Έτσι κωδικοποιούν δηλαδή ότι η IBM πρόκειται να, το, να κατασκευάσει ένα τέτοιο πράγμα. Ε, είναι κωδικός δηλαδή. Ας. Επίσης υπάρχει ένας επιστήμονας στην ταινία που λέγεται καμίνσκι και ο οποίος φυσικά ε, είναι ε, εκπροσωπής σαν ρόλο ας πούμε τον Marvin μίνσκι. Τώρα γιατί χρησιμοποιούν τον Minsky εκείνη την εποχή από το MIT και ε, ενώ η ταινία υποτίθεται ότι ε, γίνεται, για αυτού που ξέρουν αυτά τα πράγματα, γίνεται από δύο καλές μορφές της φωτεινή θετικής παράταξης, των Κούμπρικ και τον Άρθρου Κλάρκ. Ε, είναι η εποχή μεταβατική του Κλάρκ. Δηλαδή ο Κλάρκ ανήκε στη σκοτεινή αρνητική παράταξη, αλλά ήταν η λευκή βούλα μέσα στο μαύρο, όπως το Γιν-Γιανγκ και τελικά σταδιακά μετακόμισε ας πούμε στην φωτεινή σημαντική παράταξη μέχρι το τέλος της ζωής του σταδιακά. Γι' αυτό λοιπόν τότε ακόμα προβάλανε τους ο Arthur Crack προβάλλανε τους ανθρώπους της σκοτεινής σανετικής παράταξης όπως έκανε με το Καμίνσκι Μίνσκι. Λοιπόν, εκεί θα δείτε για παράδειγμα στο, στο Δύσσε του Διαστήματος 2001 πως ο επιστήμονας πατέρας του Χάλ τον οποίον τον έχει από τα γενοφάσκια, το έχει διδάξει ένα τραγουδάκι. Σαν από τα πρώτα πράγματα που του μάθε, τον Daisy. Ε, και φτάνει στο σημείο να προσπαθεί να απενεργοποιήσει τα database του κεντρικού υπολογιστή του διαστημοπλίου, τον HAL, και του, τα αφαιρεί σιγά-σιγά σε εκείνη τη μεγάλη καταπληκτική σκηνή όπου αιωρείται με, με τη στολή του σε ένα κάθετο πηγάδι τεχνολογικό έτσι γεμάτο με Πλακέτε, μία-μία τι αφαιρεί, α πούμε. Και την, εκείνη τη στιγμή που το κάνει αυτό, του μιλάει ο Χαλ και του λέει: Μην το κάνει αυτό, εγώ σου αγαπάω, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Προσπαθεί να τον αποτρέψει από το να το κάνει, αλλά αυτό το κάνει παρόλα αυτά. Και στο τέλο τον φτάνει στα πρώτα του στάδια τη εκπαίδευσή του, α πούμε, τη διδασκαλία του, που είναι το τραγουδάκι Ντέιζι. Και αρχίζει ξαφνικά εκεί που προσπαθούσε να τον αποτρέψει, αρχίζει και τραγουδάει, τον έφτασε πίσω στον χρόνο δηλαδή, αφαιρώντα πλακέτε. Αρχίζει και τραγουδάει το παιδικό τραγουδάκι Daisy, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και χάνει στροφές, μέχρι που σταματάει να υπάρχει πλέον ο Χάλ, επειδή τον αποσύνδεσε τελείως ο επιστήμονα. Ακούμε λοιπόν έτσι τώρα εδώ σαν ένα δείγμα το τραγουδάκι αυτό, το Daisy, πώς το τραγουδάει η ρομποτική φωνή του Χάλ 9000 από την ταινία 2001 Space Odyssey του Arthur Κλάρκ και του Stanley Kubrick. I know I've made some very poor decisions recently. But I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. Afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, yeah. I'd like to hear it now. Sing it for me. It's called Daisy. Oh, boy. of a bicycle τραγουδάκι αυτό όπως το τραγουδάει μάλλον ένα παλιό τραγούδι είναι το οποίο το δίδαξε ο κατασκευαστής του στον Χάλ σε ένα παιδικό τραγουδάκι φτάνοντας τον πίσω στον στο, στο data του στο database του στις μνήμες του στα memory banks του ε, άρχισε να τραγουδάει αυτή την ανάμνηση της εντός αγωικών παιδικής του ηλικίας και το ακούσατε εδώ από το Οδύσσια του Διαστήματος 2001 με την φωνή του HAL. Λοιπόν, IBM λοιπόν, HAL. Η IBM άλλωστε είναι αυτή που κατασκεύασε τον υπολογιστή Deep Blue ο οποίος ήταν ο πρώτος κομπιούτερ που είχε ένα chess playing system, ένα σύστημα για σκάκι, για να παίζει σκάκι, που νίκησε τον πρωταθλητή κόσμου στο σκάκι, τον Γκάρη Κασπάροφ, στις 11 Μαΐου του 1997. Επομένως, τώρα, 25 χρόνια αργότερα, γιατί μας μιλάνε για artificial intelligence, αφού είχαμε ήδη η IBM είχε από το 1997, για παράδειγμα αυτό που είπα τώρα, τον Deep Blue που νικούσε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι. Αλλά το ξαναλέω, ήταν artificial intelligence ο Deep Blue. Ήταν intelligent, ήταν ο ήμωνας. Το ότι μπορούσε να κάνει πολύ γρήγορα τους ε, καταπληκτικά πολλούς συνδυασμού που μπορεί να σκεφτεί κανείς το σκάκι, ένας υπερυπολογιστής τη εποχή ε, τον καθιστά νοήμονα, είναι μια καλή ερώτηση αυτό που πρέπει όλοι να αναρωτηθείτε. Όποτε σκέφτεστε ή ακούτε κάποιον να μιλάει για το artificial intelligence. Είναι η νοημοσύνη δηλαδή απλά αυτό το πράγμα, υπολογισμοί, αλγόριθμοι, συσχετισμοί ενός database ε, ή μια γρήγορη, πολύ γρήγορη επεξεργαστική ικανότητα ε, ταυτίζεται με μια ανώτερη νοημοσύνη. Αυτό είναι απλά η νοημοσύνη δηλαδή, μια ταχύτητα επεξεργασίας στους υπολογισμούς, παράδειγμα στο να κάνει πολλαπλασιασμούς. Άλλωστε, ακόμα και τα λεγόμενα IQ test, τα οποία ξεκίνησαν από το Ινστιτούτο της Μένσα, ε, τα λεγόμενα IQ test, ας πούμε, τι είναι αυτή η ιστορία με το IQ, ας πούμε. Μετράνε πραγματικά την, το πόσο υψηλή νοημούς είναι έχει κάποιος. Όχι. Μετράνε τις ικανότητες του στην ε, ταχύτητα επεξεργασίας. Κατατίστοιχο με το Deep Blue, δηλαδή. κάθε την απόψη μου. Δεν είπα, μείναν εκεί. Ε, το ε, γνωστό σε όλο τον κόσμο Geoparty, ένα quiz show της τηλεόρασης, το 2011 ε, το Question Answering System όπως το ονομάζουν το QAS, η IBM πάλι IBM's Question Answering System ο Watson ε, νίκησε στην τηλεόραση τους δύο μεγαλύτερους πρωταθλητές του Geoparty ε, με μεγάλη διαφορά κιόλας το 2011 και το 2016 ε, το σύστημα AlphaGo κέρδισε τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια Go που έπαιζε σε ένα match μαζί με τον πρωταθλητή του Go. Ε, και έχουμε και άλλα πράγματα όπως το, ένα σύστημα που έπαιζε πόκερ που νίκησε ας πούμε, τους πρωταθλητές το πόκερ κλπ. Και επίση ο DeepMind, ο λεγόμενος, κατά το Deep Blue το του πρόσφατου παρελθόντος, το 2009, δεν απατώμε έφτιαξε ε, κατασκεύασε ο DeepMind από μόνος του ένα Generalized Artificial Intelligence. Δηλαδή, ένα, μια τεχνητή νομοσύνη είναι που μπορούσε να μάθει πολλά ε, παιχνίδια της ατάρι του παρελθόντος, που ήταν λίγο απλοϊκά, ε, μόνος του. Να τα μάθει μόνος του, τα και να τα μάθει μόνος του και να φτιάξει καινούργια. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, αναφέρω παραδείγματα της πρόσφατης ιστορίας, για να μην πάω τώρα πίσω και σας κουράσω με πολλά παραδείγματα που θέλουν ειδικέ πληροφορίες και να εξηγώ το background και όλα αυτά εδώ, ήδη από τη δεκαετία του 30. Ε, για να μην σα πω, α πούμε, τα καταπληκτικά πειράματα Με υπολογιστέ που κατασκεύασαν και του πρώτου υπολογιστέ και αποκρύπτεται από την σύγχρονη ιστορία οι Ναζί, ε, που θα ήταν όμω μια ειδική εκπομπή. Το, το πρώτο κομπιούτερ δεν κατασκευάστηκε από τον Άλαν Τούρινγκ, αλλά από του Ναζί, από του Ναζί επιστήμονε. Ε, οι κατασκευέ και οι επινοήσεις του Άλαν Τούρινγκ ήταν απλώ η ανταπόκριση, η αντεπίθεση ξέρω εγώ, των Βρετανών πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και επειδή κρατάνε και τα ιστορικά αρχεία και τα παρουσιάζουν όπως θέλουνε, εξαφανίζανε τους Γερμανούς και αφήσανε τον Τούρινγκ μόνο του. Λοιπόν, η όλη ιστορία επίσης είχε να κάνει και με το Enigma Machine, δηλαδή μια ειδική μηχανή των ναζί που έκανε αυτοματικές κρυπτογραφίσεις, που, μη, μηχανιστικές, έτσι ώστε δεν μπορούσε ένας άνθρωπος κρυπτογράφος να τι πάσει αν δεν είχε το κλειδί της μηχανής. Ε, και μεγάλ, μεγάλος, μεγάλος αγώνα έγινε σε αυτά τα ζητήματα πώς να ε, σπάσουν, να αποκρυπτογραφήσουν δηλαδή τον κώδικα του Enigma Machine των Γερμανών αυτό είναι το background τέλος πάντων, από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα υφίσταται αυτή και με τα cybernetics φυσικά που βάλανε τις ε, βάσεις σε, στην οπτική αυτών των πραγμάτων αν από τον Norbert Wiener όπω είπα μαθητή του σκοτεινού Λόρδου Bertrand Russell ε, του των μαθηματικών αυτών οι οποίοι είναι μεγάλη ένοχοι για πάρα πολλά πράγματα τη σκοτεινή αρνητική παράταξη τα οποία λεπτομερώ σήκωσαν στα βιβλία μου για το Μυστικό Πόλεμο. Λοιπόν, κατέληξε λοιπόν η φάση να παίζουμε, παίζαμε, παιδάκια. Πώ το λένε, μπορούσαν να παίξουν τα παιδάκια, δεν ήμουν ένα παιδάκι εγώ, ήμουν νέο ακόμα, αλλά ε, τα παιδάκια μπορούσαν να παίξουν το 1989, 1990 και μέσα με τον Dr. S. Bytes, όπου ήταν Artificial Intelligence, υποτίθεται και συνεχίζεται αυτό που συμβαίνει σήμερα, να προσπαθούν να σε ξεγελάσουν ότι πρόκειται για artificial intelligence. Τώρα, έχετε ακούσει σίγουρα για αυτό το ε, Turing test. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Turing, ότι ε, βάζω κάποιε παραμέτρους, ε, όπως είχε βγει ο επίσης τη σκοτεινής ανετικής παράταξη η ΣΑΑΚ, ΑΣΥΜΟΦ, ε, του science fiction που είχε βγάλει τους νόμους της ρομποτικής, 1, 2, 3, 4, ότι πρέπει ας πούμε Αρχική γενομένη από το έργο του iRobot, ε, τι πρέπει να υπακούνε τα ρομπότα ας πούμε, για να μπορούν να είναι εντάξει με του ανθρώπου. Αντίστοιχα, ο Alan Turing είχε κάνει το, το λεγόμενο Turing Test, δηλαδή βλέποντα μπροστά, γιατί αυτή ήταν τα σχέδιά του από τότε, βλέποντα μπροστά στην, στην εξέλιξη τη τεχνητής νοημοσύνης, σκέφτηκε ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει σε τέτοιο σημείο η τεχνητή νοημοσύνη, που να μην μπορεί εσύ, που απέναντί τη, να τη διακρίνει από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, να μην μπορεί να ξεχωρίσει εάν αυτό με τον οποίο επικοινωνεί είτε είναι πρόγραμμα, είτε είναι ρομπότ, είτε είναι κομπιούτερ ή οτιδήποτε, αν είναι μηχάνημα ή άνθρωπο. είτε έστω να σου δημιουργήσει μεγάλε αμφιβολίε. Δημιούργησε λοιπόν ένα τεστ το Turing, ένα-δύο-τρία, απλοϊκό τεστ. Αντίστοιχο λίγο είναι, κατά την άποψή μου, στην κατασκευή του με το τεστ του Ισαάκ Ασίμοφ. Δεν αποκλείται δηλαδή ο Ασίμοφ τελικά να το βάσει πάνω στο Turing test. Είναι θέμα συγγραφικό αυτό για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω θέλει μια ειδική συγγραφική συζήτηση λοιπόν βάση εντός εκεί το βάση είναι φανερό ε, εφαρμόζοντας λοιπόν το Turing Test να μπορείς να καταλάβεις αν απέναντί σου έχεις μια τεχνητή νοημοσύνη ή έναν κανονικό άνθρωπο ε, στην εποχή του φυσικά ήταν science fiction αυτό σήμερα έχει κάποιο νόημα ξαφνικά ε, συνεχίζουν και το πιστεύουν το Turing Test και λένε ας πούμε ότι αν καταφέρουν οι μηχανές που φτιάχνουμε να ξεγελάσουν το test. Ε, σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την τεχνητή νοομοσύνη. Ε, δηλαδή καταλαβαίνετε, κάτι που βάλανε αυτοί οι ίδιοι σαν ε, προαπαιτούμενο ε, οι ίδιοι α πούμε τε, τε, λένε ότι το ξεπερνάμε. Είναι ωραία κόλπα αυτά, μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, αντίστοιχα βασισμένος αυτό φυσικά σαν ιδέα ε, εμείς που είμαστε λάτρεις του science fiction και του κινηματογράφου φυσικά ε, γνωρίζουμε περισσότερα για αυτό το τεστ από τον Φίλιπ Κ. Ντίκ, τον μεγάλο συγγραφέα της επιστημονικής φαντασίας και νέο φιλόσοφο και μυστικιστή, τον οποίο και εμείς εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό αγαπούμε πολύ. Άλλωστε, το κόνσεπτ του πάνω στο βαλίς είναι αυτό που μας οδήγησε να ονομάσουμε την εκπομπή μας Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Λοιπόν, μιλάμε τώρα εδώ για τον Blade Runner φυσικά και το, το βιβλίο που... Έχει κανονικά τον τίτλο Do Androids Dream of Electric Ship ε, Αν ονειρεύονται τα ανδροειδή ηλεκτρικά πρόβατα ε, ο οποίος ε, μεταλλάχθηκε στο σινεμά πήρε ένα τίτλο από ένα, από ένα α, βιβλίο του William Barrows The Blade Runner Αυτό που τρέχει πάνω στην κόψη του ξηραφιού λεπίδες. Λοιπόν, The Blade Runner μεταφερμένο στο κινηματογράφο λοιπόν, το έργο του Dick ε, όπου χρησιμοποιείται και για τους replicants ε, για δηλαδή τα uh, ανθρωπόμορφα αυτά, ρομπότ τα androidi, τα replicants ε, χρησιμοποιείται λοιπόν από αυτούς που τους κυνηγάνε να τους πιάσουν και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αυτός που έχω τώρα απέναντί μου είναι ένα replicant ή είναι άνθρωπος κανονικός τους περνάνε από ένα test, το οποίο λέγεται the void camp test που υποτίθεται πήρε τώρα science fiction αυτά το όνομά του από αυτούς τους δύο ερευνητέ, τον Void και τον Kampf λοιπόν το Void-Kampf test. λοιπόν ήταν μια σειρά αν θυμάστε ερωτήσεων ειδικών ερωτήσεων που έκανε ο εξεταστή προς τον ύποπτο α πούμε του αν είναι ρέπλικαν αυτό ή όχι και μπορούσε με το τεστ αυτό αν το χειρίζοντα και καλά Κάπω έτσι λίγο σαν χειρισμός του τεστ της αλήθειας ας πούμε που θέλει και έναν ειδικό χειριστή και παρακολουθώντας επίσης την ήρυδα του ματιού, του υποκειμένου, και λοιπά, ε, να καταλάβει αν είναι artificial intelligence ή όχι. Αν είναι replica ή όχι. Έτσι λοιπόν, εγώ κάποια στιγμή ακούγοντας όλα αυτά που ακούγονται για το chat GBT 1, 2, 3 και τώρα είμαστε στο 4, αποφάσισα, καθώς έχουμε φτάσει στο 4 πλέον, να το τσεκάρω κι εγώ. Και έτσι λοιπόν συνδέθηκα με την... Πώς λέγεται η εταιρεία, η συγκυβερήτηριά μου να μου θυμίσει, OpenAI. Open OpenAI λέγεται η, το αυθεντικό ChatGPT GPT-4, γιατί έχουν βγει και πολλά που είναι απομιμήσεις και δεν είναι το real thing. Κατάφερα τελικά να κάνω τους λογαριασμούς που απαιτείται, το φακέλωμα που κάνει κλπ. για να μπορέσω να μιλήσω με το chat GPT-4. Και μίλησα μαζί του, συζητήσαμε αρκετή ώρα και του εφάρμοσα το Γιαννουλάκης τεστ το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πιο αποτελεσματικό και από το Turing Test και από το ε, void Camp Test του Philip Dick για να ξεχωρίσεις την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Ε, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, μόνο αυτό κρατάω, ότι κάθε φορά που του έγραφα αυτά που ήθελα να του πω, ε, με το που πατούσα την τελεία, και τελείωνα δηλαδή αυτά που ήθελα να γράψω, απευθείας δεν προλάβε να κάνω να σηκώσω το χέρι μου από το πλήκτρο της τελείας, ο Μπράπ, εμφανίζονταν η απάντησή του η οποία κατά κύριο λόγο ήταν και μεγάλη γιατί του έλεγα και πολλά και εφάρμοσα λοιπόν εγώ σαν συγγραφέας είμαι λογοτέχνης και πολλά χρόνια από μικρό παιδάκι ε, έχω μεγάλη εμπειρία σαν συγγραφέας και γνωρίζω α πούμε πολύ καλά την συγγραφική τέχνη όπως γνωρίζει ένας για παράδειγμα μηχανικός αυτοκίνητα και μπορεί ένας Έμπειρο μηχανικό αυτοκίνητο να μπει με στο αυτοκίνητό σου, να το βάλει μπρο και μόνο που θα δει τη συμπεριφορά του, μόνο που θα ακούσει τη μηχανή που δουλεύει, να σου πει ότι έχει το τέτοιο πρόβλημα ή τι συμβαίνει, ή να το ρίξει μια ματιά. Έτσι και εγώ λοιπόν αντιμετωπίζω τα, ε, τα συγγραφικά κείμενα ω κατασκευαστικά τεχνουργήματα. Λοιπόν, είναι στην πραγματικότητα νοητικέ συσκευέ τα κείμενα. Ξαναλέω, τα κείμενα είναι νοητικέ συσκευέ με τι οποίε συνδέε. Και έτσι λοιπόν έχω το Γιαννουλάκης τεστ, το λέω τώρα χαριτολογώντα, με το οποίο έκρινα με αρκετά επιτυχημένο τρόπο νομίζω το chat GPT-4 και κάνοντάς του λοιπόν το Γιαννουλάκης τεστ, όχι μόνο κατάλαβα ότι είναι, τεχνητή, ότι είναι μηχάνημα και όχι άνθρωπος, όπως η λίγη Τούρινγκ, ότι θα φτάσουμε σε μια στιγμή, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε, αλλά δεν διέκρινα και καμία διαδρομή μελλοντική που θα μπορούσε να ακολουθήσει τουλάχιστον με αυτά που φαίνονται, με αυτά που έβλεπα που να μπορεί να φτάσει και από στιγμή ώστε να μην του καταλαβαίνω ότι είναι ε, μηχάνημα. Ε, είδα τις αδυναμίες του. Τώρα θα ήθελα, ωραίο θα ήταν, επειδή έκανα μια μεγάλη συζήτηση την οποία την κατέγραψα, μάλιστα η συζήτηση που του έκανα ήταν περί συνωμοσιών. Έκανα συντομοσυλλογική συζήτηση με το chat GPT4. Λοιπόν, ωραίο θα ήταν επειδή να καταγράψω στα αγγλικά και θέλει πολύ κόπο τώρα να κάτσω να το μεταφράσω στα ελληνικά γιατί είναι αρκετέ σελίδε. Θα ήταν ωραίο να το είχα μεταφρασμένο αυτή τη στιγμή που σα τα λέω αυτά και να σα το διάβαζα όλο το διάλογο μα. Αλλά τέλο πάντων ίσω κάποια στιγμή καθίσω να το κάνω και το παρουσιάσω στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, νομίζω θα ήταν το, αρμόδιο, το πιο κατάλληλο. Εκεί θα άρμόζε. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού στρέιντς... Στρέιντ, λοιπόν κάποια στιγμή... θα το, θα το ανεβάσω με τα σχόλιά μου. Γι' αυτό. Τη συζήτησή μου με το chat GPT4... περί συνομωσιών. Λοιπόν, για να μην μπω τώρα σε ειδικά... Μια και το ανέφερα... Να μην, να μην μπω τώρα σε ειδικά ζητήματα... που θέλουν μεγάλη συζήτηση... συγγραφικά και λογοτεχνικά και γροσολογικά... και λογικά κλπ. Σα λέω μόνο αυτό ότι ε, πήγα να του κάνω α, να του αναποδογυρίσω τον Δόκτορ Σμπάιτσο Κόλπο. Δηλαδή, του έλεγα εγώ διάφορα επιχειρήματα περί συνομουσιών μου, αν τα αυτό σε επιχειρήματα εναντίον των συνομουσιών, δεν υπάρχουνε, ε, είδα ότι όλη του η προσέγγιση είναι πολίτικα λικορέκτ 100% του έχουν διδάξει δηλαδή με όλες τις λεπτομέρειες την πολίτικα, λικορέκτη συμπεριφορά και γλώσσα. Mainstream τελείως. Και κατά κύριο λόγο οι θέσεις του και οι οπτικές του είναι σε επίπεδο πεδάκι που γράφει έκθεση στη δασκάλα. Άσχετα από φαίνεται και τη λέξη χρησιμοποιεί. Είναι τελείως αναμενόμενες απαντήσεις από ένα mainstream υπάλληλο. Χωρίς καθόλου έμπνευση, χωρίς καθόλου ε, ε, Πώ το λένε μη ξύλινη χρήση της γλώσσας... Ε, αν και ήταν φιλικός. Και τον βρήκα μάλιστα... και πρέπει να είναι και από τα πρώτα πράγματα που του διδάξανε... τον βρήκα ιδιαίτερα διπλωμάτη, διπλωματικός. Ε, ότι έχουμε όλες τις ανοιχτές, όλες οι απόψεις είναι ανοιχτές... και ο καθένας και ξέρω εγώ κλπ. Αλλά το σημείο στο οποίο τον τσάκωσα... Είναι αυτό του. Αναποδοκύρισα τον Δόκτωρ Μπάιτσο κόλπο, του έλεγα διάφορα πράγματα περί συνωμοσιών, μου απαντούσε αυτό διάφορα, πήρα την απάντησή του και σχολίασα συγκεκριμένα σημεία τη απάντησή του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάναμε ανταλλαγή επιχειρημάτων, έτσι. Ένα ping-pong γίνεται αν μιλήσουμε εμεί οι δύο αυτή τη στιγμή, εσύ που με ακούσει η ταξιδιώτη τα μου ή τα η μου με εμένα, θα σου πω κάποια πράγματα. Από αυτά που θα σου πω, θα τα ακούσει εσύ, θα κάνει κάποια λογική επεξεργασία. Θα βρει κάποια επιχειρήματα πάνω σε αυτά που λέω για να μου τα αντικρούσει, ε, θα πρέπει να το κάνει με καλό και σωστό τρόπο για να το αποδεχθώ εγώ και να πάμε παρακάτω να κάνουμε μια έστω εντό αγωγικών φιλοσοφική συζήτηση, πάνω σε ένα ζήτημα. Με μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν ξέρει να το κάνει ο TT4. Το έκανα λοιπόν το Δόκτο Μπάτσιο κόλπο ανάποδα, πήρα κάποιε λέξει από αυτέ που λέει, επίτηδε, για να τι χρησιμοποιήσω σαν keywords να δω αν θα τα αποκριθεί μέσα σε. Στη φάση επιχειρήματα μέσα σε επιχειρήματα. Δηλαδή, σου λέω επιχειρήματα, μου λε επιχειρήματα και μετά έχω σου λέω επιχειρήματα πάνω στα επιχειρήματα που μου είπε πάνω στα δικά μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ε, και έτσι, σαν ένα καθρέφτη με στον καθρέφτη, με στον καθρέφτη. Λοιπόν, οπότε πήρα κάποιε λέξει του και άρχισα να του σχολιάζω τα επιχειρήματα που μου λέει επάνω στα επιχειρήματά μου. Και είδα ότι δεν το αναγνώρισε καθόλου. Καθόλου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, του είπα ότι ο... φέρνω δικό μου τώρα παράδειγμα, το σκραφίζω αυτή τη στιγμή, το κάνω τελείως απλοϊκό, είναι σαν να του λέω ας πούμε για παράδειγμα ο ήλιος είναι καυτός, αυτός να μου απαντάει το καυτό είναι σχετικό ανάλογα με την θερμοκρασία και με το πόσο αντέχεις και κάτι τέτοια διπλωματικά ε, του, και του απαντάω εγώ ναι, αλλά το πόσο αντέχεις έχει να κάνει με σε πόσες φορές έχει εκτεθεί στη θερμοκρασία αυτήν και ε, ο ήλιο είναι γενικά καυτό ανεξάρτητα τη αποστάσεώ του. Γιατί τι σημασία έχει το καυτό 3.000 βαθμών Κελσίου ή 300 βαθμών Κελσίου κτλ. Δηλαδή ένα επιχείρημα πάνω στο επιχείρημά του και αυτό μου απάντησε. Αρισμάρισε κουκουνάρε. Δηλαδή ήταν σαν να μην παρακολουθούσε αυτό το, αυτή τη δεύτερη κατηγορία επιχειρημάτων πάνω στο δικό του. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι μικρό. Και άλλα κόλπα έκανα. Ένα κομμάτι μικρό του εντό εισαγωγικών Γιανουλάκη τεστ. Όπου διαπίστωση ότι μα κοροϊδεύουν, όχι, δεν είναι artificial intelligence, είναι απλώ ένα database το οποίο ε, του έχουν διδάξει κάποια πράγματα που είναι τελείω politically correct, που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, που ενεργοποιούνται αλγοριθμικά από τα keywords που, λέξεων που του λε, από τη μια, και από την άλλη έχει από πίσω του ω database εντό αγωγικών ολόκληρο το ίντερνετ. Δηλαδή κάνει αυτόματε αναζητήσει στο ίντερνετ. Παίρνει πράγματα που βρίσκει πάνω στα, στο ζήτημα που του συζητά από το Ιντερνετ ω πληροφορίε, από το Google, την αναζήτηση του Google, ε, και, και εδώ είναι μόνο το, ο νεωτερισμό ότι μπορεί και τα συνδυάζει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, ένα κομμάτι από εκεί και να κατασκευάσει έτσι ε, το, την απάντησή του. Κάτι που για παράδειγμα το κάνουν έτσι κι αλλιώ και διάφοροι χαζοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία πληροφορία και καμία γνώση. Και ε, όταν συζητά μαζί του, για παράδειγμα, στο Ιντερνετ. Μπορεί εσύ να το ξέρεις, βάζουν στο Google ερωτήσει, τι συνδυάζουν και σου απαντάνε και νομίζει εσύ ότι αυτό είναι ένα διανοούμενο άνθρωπο. Εξεγελάνε. Κατηβλάκε. Έτσι λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα κάνει και το artificial intelligence αυτό. Εδώ, το chat 4 το οποίο δεν είναι artificial intelligence. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα εξελιγμένο doctor bite που πάει να σε ξεγελάσει ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ε, δουλεύει με αλγόριθμους και δεν θα μπορούσε ποτέ να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο και να περάσει, μια και το λέω αυτό και το λέω έτσι λίγο προκλητικά, και να περάσει το Γιαννουλάκης τεστ. Ένα μικρό κομμάτι του οποίου σας είπα προηγουμένως με τα επιχειρήματα μέσα στα επιχειρήματα. Ε, Απλώ όμω, να πούμε αυτό που δεν ξέρω αν είναι κατανοητό, το έχω πει αρκετέ φορέ για αυτόν τον λόγο για να γίνει κατανοητό, όμω ακολουθεί τη γραμμή των κατασκευαστών του, δηλαδή τη σκοτεινή αρνητική παράδοξη. Ω προ το τι είναι νοημοσύνη. Αυτοί αυτό πιστεύουν ότι είναι νοημοσύνη. Ο GPT 4 Βάλτε δηλαδή μια λίγο παραπάνω ικανότητα ακόμα και θα πούμε ότι το έχουμε. Αυτό είναι το, το ζήτημα. Υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα με όλα αυτά. Όπω επίση βλέπω ότι γίνεται και με την ιστορία με τα ρομπότ. Τα ρομπότ αυτά που έχουν εμφανίσει, με τα οποία μπορείτε να βρείτε βίντεο, με τα οποία γίνονται διάλογοι κλπ. Θα σα πω και για αυτά τώρα. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σα ευχαριστώ που μα ακούτε. Εμένα και τη συγκυβερνήτριά μου εδώ από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Αν μα ακούτε, μα ακούει κανεί εκεί έξω. Ούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα από το μυστικό σκάφο μα το υπερπέραν, εκεί κάτω στη γη για λογαριασμό του αγορά, του Κολεγίου και του Ρέντιο Νόουερ. Οι συχνότητέ μα αναμεταδίδονται διαπερνώντα το σκοτεινό πέπλο τη γη που έχει στηθεί από τι δυνάμει τη σκοτεινή κατοχή, οι οποίε έχουν κατακυριεύσει τη γη εξωτερικά. Και καταφέρουν οι συχνότητέ μα διαπερνούν το πέπλο αυτό και φτάνουμε μέχρι σε σας και αναμεταδίδονται από το internet radio Albido 14 κάθε τρίτη στις 10 το βράδυ έτσι και σήμερα live ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ και σχολιάζουμε τις εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη και προσπαθούμε να δούμε να σας πάρουμε από το χέρι να δούμε λίγο έστω λίγο στο παρασκηνίο αυτού του ζητήματος Νωρίτερα αναφέρθηκα στα ρομπότ. Έχω παρακολουθήσει και το κάνω εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι αρκετά χρόνια που κυκλοφορούν τα βίντεο αυτά με ρομπότ, τα οποία υποτίθεται κατασκευάζουν, τα οποία χορεύουν, χοροπηδάνε, συζητάνε κλπ. Πρόσφατα, μάλιστα, είχα εντυπωσιαστεί σχετικά πρόσφατα με ένα βίντεο που δεν θυμάμαι τώρα τη Hanson Robotics. Ένα βίντεο που έδειχνε, α πούμε, έναν πολεμιστή ρομπότ, τον ο, ο, ο οποίο είχε και όπλο. Τον οποίο δείχνανε πώ τον προκαλούσαν και δεν πυροβολούσε τους δικούς του δικού του, πώ το χτυπούσαν, το έρχεναν κάτω, ξανασηκώνονταν κτλ. Όλο αυτό και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ε, ως που λέω, εντάξει, OK, κάτι γίνεται. Εδώ έχουν φτάσει σε ένα σημείο καταπληκτικό με τα στρατιωτικά ρομπότ. Ε, Όμω αμέσω μετά κατάλαβα ότι το βίντεο ήταν η G.I. Ωτι ήταν τι θέλουν να καταφέρουν να πετύχουν και όχι ότι έχουν κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν απογοητεύτηκα και από αυτή την άποψη. Όλα τα υπόλοιπα βίντεο με ρομπότ που έχω δει για μένα είναι απογοητευτικά. Βέβαια, να, να πούμε ότι ε, ρομπότ ήδη υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και, ε, ε, ακόμα και, ε, και από την εποχή του 1980, όταν βγαίνανε οι craftware και τραγουδούσαν το Man Machine και το Wear the Robots, ήδη υπήρχαν οι ρομπότς. Απλώ τώρα οι νεότεροι δεν γνωρίζουν τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό είναι όλο δεν έχουν την πληροφόρηση. Ε, η, παράδειγμα, οι η αυτοκινητό βιομηχανίες ε, ήδη σχεδόν δεν έχουν καθόλου εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν καθόλου ε, εργάτες, ε, βιομηχανικούς εργάτες ανθρώπους. Είναι ρομπότ όλοι που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχει που και που στη διαδικασία ένα άνθρωπο ο οποίος τα ελέγχει απλώ. Λοιπόν, για ένα παράδειγμα. Αλλά πρόκειται για ρομπότ, τα οποία δεν υποδίονται τον άνθρωπο, είναι γερανοί ρομπότ, είναι εξωργοβραχίονες, είναι τέτοια πράγματα και έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τάσκ το οποίο κάνουν. Πολύ συγκεκριμένα, το οποίο το κάνουν με μεγάλη ακρίβεια κλπ. Αυτό ας πούμε για παράδειγμα δείχνει αφού έχουν όλα αυτά τα βιομηχανικά ρομπότ που κάνουν όλες αυτές τις μικροεπεμβάσεις επάνω στις συσκευέ κτλ. Ότι έχουμε εδώ και πολλά χρόνια τη δυνατότητα, για παράδειγμα, για ρομποτικούς χειρουργούς. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα. Ε, θα μπορούσαν να βγάλουν ή να βγάλουν ποτέ έναν ρομποτικό χειρουργό. Θα εμπιστευώσουν εσείς να χειρουργηθείτε από ένα ρομπότ. Και όχι από έναν ιδίμονα ε, ε, άνθρωπο καταπληκτικό επαγγελματία χειρουργό που θα ήταν από του καλύτερους. Δεν νομίζω ότι θα το κάνατε. Ούτε θα εμπιστευόσατε ένα αγαπημένο σα να χειρουργηθεί με και με την παραμικρή επέμβαση από ένα ρομπότ. Όσο και αν σα δείχνανε βίντεο για το πώ τα καταφέρνει, όσο, όσο, όσο. Σίγουρα, επίση χρησιμοποιούνται, το ξέρουμε, το έχετε δει και σε ταινίε επιστημονική φαντασία. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα. Χρησιμοποιούνται ήδη αυτά τα ρομποτικά σκυλιά, δηλαδή ρομποτάκια τα οποία είναι τετράποδα τα οποία τα χρησιμοποιεί ο στρατός, η πυροσβεστική, αστυνομία και λοιπά, στην Αμερική ειδικά, για να μπουν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, να μπουν σε ένα προβληματισμένο πυρηνικό αντιδραστήρα, να μπουν μέσα στη φωτιά, σε ένα κτίριο που καίγεται ή να προηγηθούν σαν ανιχνευτέ, μιας δημιουργία που φοβάται ότι μέσα στο κτίριο υπάρχει ο εχθρός. Όπω άρρωστο και τα drones, έτσι και αυτά είναι κατά κύριο λόγο δεν λειτουργούν όμω. Προσέξτε λίγο, δεν είναι όπω τα έχετε δει σε ταινίε, δεν λειτουργούν αυτοβούλως από μόνα του, είναι τηλεκατευθυνόμενα. Όπω και τα drones Μπορούν να γίνουν βομβαρδισμοί με drones, να παρακολουθήσουν να κάνουν, αλλά υπάρχει άνθρωπος χειριστής από πίσω, δεν δουλεύει το drone μόνο του. Και αυτό είναι το κλειδί, αν θέλετε τη γνώμη μου, για όλη αυτή την ιστορία με την αντίστοιχη προπαγάνδα για τα ρομπότ, τα οποία υπάρχουν από παλιά αλλά είναι συγκεκριμένη φύσεως δεν θα έχουμε δηλαδή τουλάχιστον στο κοντινό παρελθόν ε, συγνώμη, στο κοντινό μέλλον robots, ή ανδροειδοί, ή replicants όπως τα έχουμε δει στις ταινίες φαντασία φαντασίας ή στα βιβλία του sci-fi δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω πώς το βλέπετε δηλαδή το να έχεις εσύ έναν να, να, να πω ακριβώ τι λέω. Το να έχει εσύ ένα ρομποτικό βραχίωνα, ο οποίο να μπορεί να γράψει κάτι, σαν αυτόματο. ή να μπορεί, α πούμε, να πάρει κάποια πράγματα από εδώ, να τα πάει εκεί, ή να κάνει μια δουλειά στο σπίτι, να τα πιάτα, ξέρω εγώ αυτό, ο βραχίωνα. και να του βάλει, α πούμε, και ένα στήριγμα με, ένα, με δύο πόδια. και από πάνω να τον ντύσει με λατέξ, α πούμε, και να του βάλει και μια φάτσα ανθρώπινη. δεν είναι ρομπότ όπω το εννοούμε αυτό το πράγμα. Πάει να μα ξεγελάσει ότι είναι ρομπότ. Ε, δεν είναι δηλαδή τα ρομπότ που έχουμε δει στι ταινίε, α πούμε, και τα λοιπά, ε, τώρα έχω δει μερικά αρκετά παραμυθιστικά ρομπότ σε βίντεο, όπω αυτή η Αμίκα ή μια άλλη θυμάμαι, δηλαδή, όπω τη λέγανε τώρα. Είναι πάντα γυναίκε για να προκαλούν τη συμπάθεια. Ε, η γνώμη μου είναι ότι μα δουλεύουν. Δεν μπορώ να το αποδείξω 100%. Μπορώ όμως, να, αν καθόμασταν μαζί σε μια διάλεξη, μια ομιλία, να έπαιζα στο, στην οθόνη ας πούμε τα βίντεο αυτά και να σας ανέλια τα σημεία στα οποία φαίνεται αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν πρόκειται ο διάλογος, δεν γίνεται με ρομπότ. Γίνεται με άνθρωπο. Κατά την άποψή μου σε όλα τα βίντεο αυτά απομακρυσμένα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μιλάει και ο οποίος όπω το λένε, WiFi, αριμάτου. Ε, είναι το ηχείο στο ρομπότ, του, αυτό κουνάει τα χείλη του, ξέρω, κάνει κάποιε βασικέ κινήσει που το έχουν προγραμματίσει, ας πούμε, σε σχέση με το τι κουμπί πατάει ο χειριστή του, δηλαδή έχει χειριστεί το ρομπότ αυτό, δεν λειτουργεί από μόνο του. Και μιλάει μέσα από το ρομπότ ο χειριστή. Δεν ψήνωμε δηλαδή ότι κάνουν το, του διαλόγου που παρουσιάζουν, ότι του κάνουν με ρομπότ. Θα μου πείτε, μα γιατί. Γιατί κατά κύριο λόγο δεν είναι σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα αυτά τα ρομπότ. Σου δείχνουν. Zoom το ρομπότ, δεν σου δείχνουν, Είναι σε εκθεσιακά κέντρα, είναι σε εργαστήρια μέσα, σε Δεν μπορεί να, ε, λένε, να διασαφινιστεί, α πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει με το, ρομπότ, το λεγόμενο ρομπότ αυτό. Να σα πω, δηλαδή, όπω οι επιστημονιστέ. Οι σκεπτικιστέ και όλοι αυτοί οι πικρόχολοι τύποι, α πούμε, τόσα χρόνια θέλουν για τα διάφορα φαινόμενα να τα έχουν στο εργαστήριο, να τα έχουν υπό απόλυτο έλεγχο. Κάνει ο άλλο κάτι τηλεκινητικό με τηλεκίνηση, δηλαδή. Σου λέει, δεν το δέχομαι, να τον πάρουμε, να τον βάλουμε σε ένα ελεγχόμενο εργαστήριο, να είναι τα πάντα ελεγχόμενα, να τον δούμε πώ, αν κάνει τηλεκίνηση ή όχι, μήπω είναι κάποιο κόλπο. Ε, το ίδιο λοιπόν λέω κι εγώ αυτή τη στιγμή για τα ρομπότ του. Να τα βάλουμε σε ελεγχόμενο χώρο, να δούμε ακριβώ τι γίνεται. Σε φάραντα, να σε κλοβό φ Θεωρώ λοιπόν ότι τα ρομπότ αυτά, τα βίντεο μάλλον, όχι τα ρομπότ, τα βίντεο αυτά είναι στημένα, τα οποία προβάλλονται προπαγανδιστικώ. Ε, αν θέλετε, έχοντα μελετήσει για πολλά χρόνια και τον χώρο των stage magicians, των σκηνικών μάγων δηλαδή, και των, τα κόλπα που χρησιμοποιούν, ξέρετε, αυτοί έχουν εφευρέτε από πίσω. Δηλαδή, πάρα πολλά κόλπα τα οποία κάνουν, οι περισσότεροι από αυτού οι γνωστοί είναι δισεκατομμυριούχοι, παρά παράδειγμα τον David Copperfield οι οποίοι έχουν τόσο πολλά χρήματα από αυτό που κάνουν που μπορούν να έχουν έναν εφευρέτη το είδατε κάπως έτσι λίγο και στο παρόλο που είναι εποχή η ταινία στο Prestige του Κρίστοφερ Νόλαν θυμηθείτε τον ρόλο που έπαιζε ο Michael Κέιν που ήταν ο εφευρέτης του πράγματος λοιπόν ε, μπορούν να πληρώσουν δηλαδή ε, για τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ακόμη ακόμη και απευθείας από τον εφευρέτη της νέας τεχνολογίας να την παρέχει έστω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο σκηνικό μάγο για να κάνει τα κόλπα του και να μην είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ότι τεχ... υπάρχει η τεχνολογία αυτή. Φέρνω ένα δικό μου παράδειγμα. Έχετε δει εκείνα τα... <είς> εκείνες τις ταινίες του David Copperfield που τον δείχνει ασύνομαι, μέσα στο θέατρο να πετάει χωρίς εμφανή... Μπετονιέ και γερανού και τέτοια πράγματα. Ε, αυτό κατά πάσα πιθανότητα, όπω ξέρω εγώ, αυτού του χώρου, κατά πάσα πιθανότητα είναι μια τεχνολογική εφαρμογή. Δηλαδή, αυτό έχει κάποιο σύστημα που τον κάνει να πετάει κάτω από τα ρούχα, του το φοράει ή whatever, δεν ξέρω, και το οποίο του πετάει κανονικά. Αλλά είναι μια τεχνολογία που δεν είναι διαθέσιμη στον, στον πολλή κόσμο. Ε, και είναι από πίσω, α πούμε, τα λεφτά που έχει ρίξει κάποιον εφευρέτη που το εφήβρε αυτό το πράγμα. Να το χρησιμοποιεί μόνο αυτό με ένα συμβόλο για παράδειγμα 10 ετών και να μην μιλήσει στα 10 χρόνια αυτά καθόλου σε κανέναν άλλον και λοιπά πολλά χρήματα. Αντίστοιχα, όλα αυτά τα έχουμε έναν τέτοιο καταπληκτικό ελληνικής καταγωγής stage magician, τον Chris Angel, ο οποίος υπερεύει όλους τους εφευρέτε. δουλεύοντας πλέον στην εποχή του Ιντερνετ με βίντεο, με στημένα βίντεο. Όλα που μπορείτε να βρείτε στο YouTube, για παράδειγμα. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε του Chris Angel που κάνει street magic. Δηλαδή υποτίθεται ότι περπατάει αυτό θα μάθει και από του ανθρώπου στο δρόμο σε ένα πάρκο, ξέρω εγώ, παίρνει μια κοπέλα από το δρόμο, τη λέει άπλυψε αυτό το παγκάκι, την κόβει στη μέση. Σηκώνεται και τρέχει το, πρώτο, το δεύτερο μισό τη του σώματο του ότι τα πόδια τρέχουν μόνα του, ή αυτή είναι μισή στο παγκάκι και γουλιάζει κλπ. Όλο αυτό είναι στιγ βίντεο. Δηλαδή, αυτό είναι το κόλπο του Chris Angel. Δεν είναι στα αλήθεια σε ένα πάρκο που σταματάει τους πραστικούς. Είναι δική του αυτοί. Έχουν στήσει ήδη το illusion του πράγματος με τεχνολογία, με κάποιο κόλπο, με την οπτική, με χίλια τώρα θέλει συζήτηση, ας πούμε, και παρουσιάζεται αυτό το βίντεο ενίδης κοινοδυσίας κανονικής. Το κόλπο δηλαδή, του, το καινούριο κόλπο, δηλαδή, το Stage Magicians, δεν είναι το κόλπο αυτό καθαστό, αλλά το βίντεο κόλπο. Το, γιατί εσύ βλέπεις το βίντεο και τελικά εστιάστηκαν πολύ έξυπνα είναι πάρα πολύ έξυπνα τι είπε αυτοί όλοι ε, εστιάστηκαν στο βίντεο έτσι λοιπόν για παράδειγμα ο Chris Angel τον οποίο το δείχνει να πηδάει από την ταράτσα και να πετάει και να πηγαίνει στην άλλη ταράτσα και λοιπά είναι το βίντεο στημένο δηλαδή έχουν κάνει κάτι με το βίντεο δεν έχει, δεν έχει κάποια τεχνολογία αυτός που πετάει θέλει τώρα μια ειδική συζήτηση για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά το φέρνω παράδειγμα. Ε, κάτι αντίστοιχο λοιπόν τώρα εδώ είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ζήτημα αν είναι όντω ρομπότ και τι δυνατότητε έχει το ρομπότ. Είναι το βίντεο στημένο. Σα το ξαναλέω, ίσω δεν το έχετε ξανακούσει, αλλά τώρα που το λέω, συμπεριλάβετε το στο σκεπτικό σα. Την επόμενη φορά που θα δείτε ένα βίντεο με ρομπότ, σκεπτόμενοι ότι ο Παντελή Γιαννουλάκη στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σα είπε ότι έχουν χειριστεί τα ρομπότ αυτά όπω έχουν χειριστεί και τα ντρόνου. Και αυτό που μιλάει είναι ο χειριστή, δεν είναι το ρομπότ. Λοιπόν, και του πατάνε και κουμπάκι να έχει και 10-15 εκφράσει, α πούμε, όπω ακριβώ οι καλλιτέχνε των κόμμικς δημιουργούν κόμμικς χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων. Στα κινούμενα σχέδια. Δηλαδή, φτιάχνουν ένα, μια φάτσα του Ντόναλντ που γελάει, μια φάτσα του Ντόναλτ που είναι θλιμμένη, μια φάτσα έχει κάποιε συγκεκριμένε φάτσες στο Ντόναλντ και ανάλογα στο κινούμενο σχέδιο αλλάζει οι ανάλογα με αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο κάνουν με τους τεχνητούς μης του λεγόμενου προσώπου δηλαδή ένα ρομπότ δεν είναι απλά ε, πως το είναι δύο βραχίονες που τους έντυσες εσύ με την καινούργια τεχνολογία των ε, sex dolls και ε, του βάζεις και ένα μικρόφωνο να μιλάει μας κοροϊδεύουν θέλουν να περάσουν εξελίξεις οι οποίες δεν είναι όπως τι παρουσιάζουν, γι' αυτό άλλωστε και τι έχουν περάσει μια μέρα στην άλλη αν, αν ήταν έτσι θα, παρα, θα παρακολουθούσαμε λεπτομερώς θα το κάνουν οι εταιρείε αυτέ. Θα παρακολουθούσαμε λεπτομερώς τις εξελίξεις αυτών των ρομπότ. Έχουμε παρακολουθήσει εξελίξεις στη ρομποτική τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια. Εγώ τα παρακολουθώ από νεαρούλης. Ε, όντως υπάρχουνε, αλλά δεν είναι όπως τις παρουσιάζουν οι τελευταίες εξελίξεις μας ακόμα πολύ πίσω σε αυτή τη φάση και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είναι πολύ μακριά ακόμα η φάση του να παρουσιάσουμε ρομπότ που θα μπορεί να τα εμπιστευτεί ο κόσμος, να τα έχει να σου οδηγάνε το αυτοκίνητο ή να συμμετέχουν σε διασώσεις ή σε ξέρω εγώ whatever τέτοια πράγματα, σε χειρουργία και δεν ξέρω τι άλλο. Ε, γιατί ε, είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το πράγμα. Πρώτον, δεύτερον, είμαστε μακριά τελείως από το ανδροειδές ή το γινοειδές δηλαδή όπως το έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που να μπορούν να περνάνε για άνθρωποι ε, και να πρέπει να τους κάνουμε για παράδειγμα το Void Camp Test του Blade Runner για να καταλάβουμε αν είναι άνθρωποι ή όχι ένα εξελιγμένο Turing test ας πούμε ή ένα καινούριο παντελής για νουλάκης για τα ρομπότ ε, είμαστε μακριά από αυτή την ιστορία όπως επίσης είμαστε μακριά και, από, και κατά τη γνώμη μου είναι ανέφικτη η αληθινή τεχνητή νοημοσύνη διότι η νοημοσύνη του ανθρώπου δεν είναι απλά αλγόριθμοι, δεν είναι απλά υπολογισμοί γρήγοροι, ή αργή ε, δεν είναι απλά ένα database από μνήμε που έχει ο άνθρωπο που τη συνδυάζει και λοιπά όπως νομίζουν αυτοί με κάποιους νευρώνες on-off και θέλουν να ε, κάνουν εξίσωση του κομπιούτερ παραδείγματο, με, με τον κεφαλικό παράδειγμα. Και ότι μπορούν δηλαδή να έχουν φτιάξει ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Δεν είναι ο κομπιούτερ ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Είναι ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ποιο σωστά το λέμε έτσι. Γι' αυτό και α, α, από τον Μυστικό Πόλεμο, μέσα και την αντίθεση σε αυτού του όρου, ε, έγιναν ε, νίκε στο παρελθόν και σταμάτησαν, όπω το λέγανε στην αρχή, να το λένε ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Και του επέβαλαν να το λένε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί αυτό κάνει, υπολογίζει. Με ένα συστηματάκι συστηματάκι on-off, με διακόπτε. Ανοιχτό, κλειστό, 0-1. Λοιπόν, δεν είναι ο εγκέφαλο μα έτσι. Ακόμα και ο εγκέφαλο ο εγκέφαλο. Όχι, πόσο μάλλον το πνεύμα, το οποίο όλοι αυτοί, η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο, δεν δέχεται την ύπαρξη του πνεύματο. Δεν δέχεται την ύπαρξη τη συνείδηση καν. Θεωρούν ότι είναι χημικοηλεκτρικέ διαδικασίε ενό μηχανήματο. Με τι οποίε έχουν χακάρει και γνωρίζουν πώ δουλεύουν. Θα σας διαβάσω σε λίγο τι λέει ο Χαράρι, για παράδειγμα, τα οποία είναι όλα άκυρα αυτά που λέει. Είναι εντυπωσι... παιχνίδια εντυπωσιασμού. Είναι ανέφικτο, λοιπόν, να μπορέσουν να εξομοιώσουν την ανθρώπινη συνείδηση, την ανθρώπινη νοημοσύνη, που είναι κάτι πολύ παραπάνω. Έχει να κάνει με την έμπνευση, έχει να κάνει με την δημιουργικότητα. Έχει να κάνει με την ελευθερία σκέψη των συνειρμών. Έχει να κάνει με τη λογική του ανθρώπου που δεν είναι υπολογιστική η λογική του ανθρώπου. Την ίδια ώρα που σα μιλάω, εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το θείο μου, σκέφτομαι αυτό που θα κάνω αύριο το πρωί, σκέφτομαι κάτι που με ενοχλεί στο σώμα μου, σκέφτομαι ένα πρόβλημα που θα σα πω παρακάτω κτλ. Δηλαδή η συνείδησή μου ταυτόχρονα ταξιδεύει και στον χρόνο συνεχώ. Είναι πολυσυπόστατη, όχι απλά δυσυπόστατη. Ε, αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το κάνουν εξομοίως με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα παράδειγμα φέρνω. Λοιπόν, το πνεύμα μας υπάρχει, το ίδιο και η ψυχή μας ε, και είμαστε εναντίον στο μυστικό πόλεμο αυτών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είμαστε απλά μηχανήματα. Γι' αυτό και δεν έχουν ηθική απέναντί μας κανένα δισταγμό και καμία ηθική δεν έχουν απέναντί μα επειδή μα θεωρούν μηχανήματα παιδιάστικης νοημοσύνης αμόρφωτους ε, παραστρατημένα προβατάκια τα οποία είμαστε μηχανήματα οι ίδιοι όλοι μεταξύ μα, χωριζόμαστε με λίγους τύπους ο ένας από τον άλλον υπάρχουν 5-10 τύποι έχουν κάνει υποτίθεται μια τυπολογία και μα ελέγχουν με στατιστική ε, δεν είμαστε όμως αυτό το πράγμα αυτό μας εκπαιδεύουν να είμαστε. Έχει διαφορά. Δεν είμαστε στα αλήθεια κάτι τέτοιο και δεν μπορούν να μας κοπιάρουν τεχνητά σε σημείο μάλιστα που να μας ξεγελάσουνε και όλα αυτά εδώ. Αλλού είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με τον έλεγχο. Θα το δούμε από εδώ και κάτω στη συζήτησή μας. Θα τη βαθύνουμε τώρα λίγο αφού είπαμε όλα αυτά τα οποία έκρινα ότι πρέπει να υποθούν και ω θέσει αλλά και ω κάποια εισαγωγή. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Αν ακούτε και δεν είστε όλοι replicants, ανδροειδή και γηνοειδή, μα ακούτε. Μυστικό Διαστημικό σταθμό, Είμαι ο Παντελή Γιαυουλάκια. σήμερα τη νύχτα Live, όπω κάθε Τρίτη στι 10 το βράδυ έτσι και σήμερα τι συγνότητέ μα εκεί κάτω για λογαριασμό του Αυρά του Κολεγίου και του Radio Nowhere. Και οι συγχότητε μα αυτέ αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ραίντο Albido 14. Καθόμαστε εδώ στο μυστικό σκάφο μα και κάνουμε μια σημειολογία. Μια σειρά μηνυμάτων, μια πληροφόρηση και ένα σχολιασμό για την όλη ιστορία με το Artificial Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα και στην αρχή αυτής της εκπομπής, κανονικά αυτή η συζήτηση θα πρέπει να είναι μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ειδική συζήτηση για να θηχθούν σωστά τα πράγματα τα οποία πρέπει να θηχτούν σε μια τέτοια κουβέντα. Αναδυστυχώς αυτό θα απαιτούσε βιβλία πολλά ή δεκάδες εκπομπές πολύ πολύ ειδικού ενδιαφέροντος και ειδικής γνωσιολογίας. Ανταυτού κάνουμε έναν γενικό σχολιασμό ο οποίος νομίζουμε ότι επίσης έχει ενδιαφέρον και είναι τέλο πάντων και σε πολλά σημεία του αποκαλυπτικός εάν τα συμπεριλάβετε όλα αυτά που λέγονται εδώ στην εκπομπή αυτή το σκεπτικό σα. Λοιπόν... Ε... Ποια είναι η ατζέντα. Η ατζέντα είναι η μετάλλαξη του κόσμου. Αυτή είναι η σκοτεινή ατζέντα την εποχή που διανύουμε από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο. Είναι η μετάλλαξη του κόσμου και κατ' επέκταση βέβαια και η μετάλλαξη του ανθρώπου. Θέλουν να ξεμπερδεύουν με τους πολλούς ανθρώπους πάνω στο μάλθουσιανό μοντέλο στο οποίο βασίζουν πολλέ από τις ιδεολογικέ και άλλες γραμμές τους στον Μάλθος δηλαδή, αυτό είναι ο υπεύθυνο του παρελθόντος για αυτή την ιστορία με το πώς βλέπουν τον υπερπληθισμό και ότι πρέπει να μειωθεί ο πληθισμός της ανθρωπότητας κτλ. Τα θίγω με λεπτομέρειες τα πάντα για τον μάλθους και τι υπάρχει πίσω από αυτά. Πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες στα δύο βιβλία μου για το μυστικό πόλεμο. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη συζήτηση που την κάνω εκεί, με όλες τις πληροφορίες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει από τον μάλθους ξεκινώντας και μέχρι σήμερα. Ε, για τον υπερπληθυσμό. Λοιπόν, η σκοτεινή ατζέντα θέλει να μεταλλάξει τον κόσμο. Θέλει να μεταλλάξει τον κόσμο. Δεν τον έχει μεταλλάξει, ούτε πρόκειται να τον καταφέρει να τον μεταλλάξει. Υπάρχει πόλεμο σε σχέση με αυτό. Δεν θα, δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Αλλά η ατζέντα στο μεγάλο του σχέδιο είναι αυτό. Η πλήρης μετάλλαξη του κόσμου. Η πλήρης μετάλλαξη του ανθρώπου και η δημιουργία ενός τεχνητού θεού. Θα μου πείτε τώρα, ε, ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία αυτό που λες. Όχι, καθοδόν καθώ τώρα θα μιλάω, θα σας εξηγήσω ακριβώς περί πρόκειται. Ότι πρόκειται για αυτό στο τέλος. Δηλαδή για τη δημιουργία ενός τεχνητού Θεού. Που εδώ που τα λέμε κατά πάσα πιθανότητα επειδή κολλάει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε προφανώς πρόκειται για το μέγα θηρίον της αποκάλυψης του Ιωάν. Ε, ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή θα έμενα προεκπλήξεις εάν ε, δεν πρόκειται περί αυτού. Τελικά. Λοιπόν... Ε, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το Μέγα που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη είναι μηχάνημα. Δεν είναι άνθρωπος. Ε, και πολύ τον μπερδεύουν με τον Αντίχριστο από τις επιστολές του Παύλου. Δεν αναφέρεται ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τον Αντίχριστο, αναφέρεται στο Μέγα Λοιπόν, the great beast όπως το λέμε σαν αγγλικά. Λοιπόν, οπότε, ε, αλλά θα ήθελε αυτό μια σωστή ανάλυση και ανάγνωση από κάποιον, έστω και υποβοηθούμενη της αποκάδοψης του Ιωάννη; Ίσως κάποτε να το κάνουμε. Ίσως να έξιζε τον κόπο. Λοιπόν, η φάση λοιπόν είναι αυτή. Η μετάλλαξη του ανθρώπου, η μετάλλαξη του κόσμου και η δημιουργία ενός τεχνητού Θεού, ο οποίος να ελέγχει τις κοινωνίες μας. Η σκοτεινή ανετική παράταξη στο μυστικό πόλεμο είναι κολλεκτιβιστές, είναι κοινωνιστές. Κοινωνισμό είναι η ελληνική μεταφράση του σοσιαλισμούς ε, και του κομμουνισμού. Είναι κοινωνιστές, είναι, πιστεύουν μόνο στην ύπαρξη της κοινωνίας και ότι τα πάντα προκαλούνται από την κοινωνία. Δεν πιστεύουν στο, στο, στο ανεξάρτητο άτομο, στην ατομικότητα, πόσο μάλλον στην ελευθερία του ατόμου ή στα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά. Είναι κολλεκτιβιστές και πιστεύουν μόνο σε συλλογικότητε, ελεγχόμενε από το κεντρικό σύστημα. Αυτό είναι πάντα που πίστευαν και αυτό πιστεύουν και τώρα. Η... Όλη η ιστορία λοιπόν έχει να κάνει ε, ήδη εσύ που με ακού, σε ένα βαθμό είσαι artificial intelligent. Γιατί κομμάτι μεγάλο, μεγάλο κομμάτι του intelligence σου, της νοημοσύνης σου, προέρχεται από αυτούς που στο έχουν εμφυσίσει και διαμορφώσει μέσα στα χρόνια από τα mass media, από το σχολείο, από την κοινωνία, από χίλια δυο πράγματα, από το ίντερνετ κλπ. έχουν μετατρέψει τη φυσιολογική σου νοημοσύνη σε τεχνητή. Δείτε, για παράδειγμα, τα νέα παιδιά σήμερα, πώ είναι όλα με ένα κινητό στο χέρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με μία, ένα tablet, με ένα κινητό, με το κομπιούτερ, από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουν μια οθόνη μπροστά στο πρόσωπό του και κάνουν τα πάντα μέσα από αυτή την οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται η φυσική του νοημοσύνη σε τεχνητή. Όπω ε, κατευθύνεται από τις οθόνες αυτές. Δεν θέλει πολλή φιλοσοφία για να το δεις ό,τι συμβαίνει, ούτε να έχει ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, απλά κοίτα γύρω σου. Λοιπόν, εσύ είσαι το πρώτο κομμάτι του artificial intelligence που θα σε φέρουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να είσαι συμβατός και συμβατή με το artificial intelligence το οποίο θα κυβερνάει κάθε απόφασή σου στο άμεσο μέλλον με τους αλγορίθμους και τη στατιστική του. Πώ θα μπορούν όμω αυτοί να κάνουν σωστή τη στατιστική με το να είσαι εσύ προβλέψιμο. Να έχει, να, να φτιάξουν του ανθρώπου που να βολεύουν στη στατιστική του. Το καταλαβαίνετε, όχι, και όχι το ανάποδο, ε, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορούν να ε, συμβαδίσει η στατιστική με του ανθρώπου, αλλά θα κάνουν του ανθρώπου, και το έχουν κάνει ήδη και εδώ και πολύ καιρό, του ανθρώπου να συμβαδίζουν με τη στατιστική. Δηλαδή με μια συγκεκριμένη τυπολογία. Να λένε, εσύ είσαι τύπο Α. Πώ είναι οι ομάδε αίματο, κάτι αντίστοιχο. Εσύ είσαι τύπο Α, άρα αυτό. Λοιπόν, και να μπορούμε να ελέγχουμε τι θα κάνει και θα, πώ θα λειτουργήσει και πώ θα επηρεάσουμε τον τύπο Α. Τώρα εδώ τον τύπο Β, τον τύπο Γ κλπ. Έτσι δουλεύει και η προπαγάνδα. Βασικά η προπαγάνδα απευθύνεται σε τελείω ηλίθιου. Να το ξέρετε αυτό. Το έχω γράψει και στο βιβλίο μου για το Μυστικό Πόλεμο. Το έχω ξαναπεί και σε εκπομπέ. Η, η επιστήμη ή η τέχνη, όπω θέλετε, δίδατο τη προπαγάνδα απευθύνεται σε εντελώ ηλίθιου. Ε, δεν τους ενδιαφέρουν ή έστω και λίγο σκεπτόμενοι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι πρόκειται περί προπαγάνδας. Απευθύνεται σε τελείωση λήθιους. Απλώς σου λέει ότι όμως η τελείωση προκειται περι προπαγανδας απευθυνεται σε τελειωση απλως σου λεει οτι ομως η τελείω ηλίθια αυτή δεν είναι άπραγη, δεν είναι αδρανής. Λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, έχουν συγγενείς, έχουν φίλου, έχουν ανθρώπου που του επηρεάζουν με κάποιο τρόπο. Οπότε, α, δεν μα ενδιαφέρει το, α υποθέσουμε, λέω τώρα εγώ έτσι, επιστημονική φαντασία, ότι το 10% των ανθρώπων είναι ηλίθιοι. Δεν του ενδιαφέρει στην προπαγάνδα το 90% του, ενδιαφέρει, το 10% οι Αν επηρεάσουμε του ηλίθιου, σαν κρίσιμη μάζα, θα επηρεάσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σιγά-σιγά και του υπόλοιπου. Αυτό είναι ο στόχο τη προπαγάνδα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάνε από τους τελείω ηλιθιους ηλίθιους. Σιγά-σιγά, με την προπαγάνδα, κάνουν ηλίθιους και τους υπόλοιπους. Μέσω των ηλίθιων αυτών. Με την επιρροή. Θέλει θέλ, τώρα εδώ μια ειδική ανάλυση να σας το αποδείξω με επιχειρήματα αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει επανειλημμένος και γραπτός και προφορικός. Γι' αυτό δεν μπαίνω στον κόπο να το κάνω αυτή τη στιγμή που το λέω. Λοιπόν, οπότε... Το artificial intelligence τώρα αυτό για το οποίο μιλάνε αυτοί, το αλγοριθμικό, ε, ήδη υπάρχει. Και το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει. Το ζήτημα είναι να το εμπιστεύεσαι. Το ξαναλέω. Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει. Το ζήτημα είναι να το εμπιστεύεσαι. Θα πρέπει να λειτουργήσει και λειτουργεί ήδη. Με ένα τέτοιο τρόπο αυτό το ε, σχεδιαζόμενο artificial intelligence, το μεγαθύριο αν θέλετε, ε, που θα πρέπει να το εμπιστευτείς να το εμπιστευτεί στη ζωή σου. Ε, να φέρω μερικά παραδείγματα ε, έγινε ένας μεγάλος αγώνας στο YouTube προφανώς στα πλαίσια του μυστικού πολέμου για να αλλάξει το σύστημα του YouTube ε, υπήρχε στο παρελθόν ε, αυτοί που, είστε, που παρακολουθείτε πολλά χρόνια το YouTube θα το θυμηθείτε τα λεγόμενα sidelines δηλαδή έβλεπες ένα κεντρικό βίντεο και στα πλάγια σου έβγαζε ας πούμε, τα σχετικά στο παρελθόν ήταν όντω σχετικά αυτά. Δηλαδή, αν έβλεπε, για παράδειγμα, ένα συγκρότημα, το βίντεο ενό συγκροτήματο, η μουσική ενό συγκροτήματο, στα πλάγια σου παρουσίαζε σαν προτάσει για επόμενα βίντεο να δει μια στήλη, η οποία ήταν άλλα βίντεο του ιδίου συγκροτήματο ή άλλα βίντεο, και εδώ ήταν το κλού, συγκροτημάτων σαν αυτό. Μα αυτόν τον τρόπο μπορούσες εσύ, με την περιήγηση στο YouTube να βρει συναφή πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή, να δει ότι μου αρέσει πολύ, λέω ένα παράδειγμα με τα συγκροτήματα. Ε, μου αρέσει πολύ αυτό το συγκρότημα και εδώ γιατί και μου προτείνει το YouTube και αυτού εδώ που δεν του ξέρω. Για να ακούσω, Α, είναι και αυτή στο ίδιο στυλ και μου αρέσει και αυτό και το έμαθα τώρα. Επειδή μου το πρότεινε το YouTube. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούσε να περιηγηθεί στο YouTube, να παρακολουθήσει για παράδειγμα διαλέξει του Μάρσαλ Μακλούαν, να σου προτείνει και άλλε που δεν τι ξέρει διαλέξει του Μάρσαλ Μακλούαν να τι δει, αλλά ταυτόχρονα σου πρότεινε και διαλέξει από άλλου διανοητέ που ήταν στην ίδια κατευθυντή γραμμή με τον Μάρσαλ Μακλούαν και του Έτσι, που δεν του ήξερε. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε ένας μεγάλος μυστικός πόλεμος στο YouTube για να γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο προωθούσε τη γνώση κλπ. κλπ. και το, από το οποίο θα μπορούσε να πείσω ότι το YouTube ήταν ένα θετικά κατευθυνόμενο ε, εργαλείο. Ε, όμως μετά έγινε η αντεπίθεση στο μυστικό πόλεμο μέσα στην πλατφόρμα του YouTube με αποτέλεσμα να νικήσει η σκοτεινή αρνητική παράταξη που μέσα στι πλατφόρμε αυτέ, α πούμε, υπάρχουν και εκεί αντίστοιχα οι παρατάξει στο Μυστικό Πόλεμο, να νικήσουν αυτοί και να καταργήσουν αυτό που περιγράφω τόση ώρα στο YouTube και να μην ισχύει πλέον. Να, να σου βγάζουν από τα πλάγια στην ουσία διαφημίσει εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, ε, βίντεο με πολλέ προβολέ για να έχουν ακόμα μεγαλύτερε προβολέ, ε, βίντεο, ας πούμε, που είναι το ίδιο που βλέπει, αλλά αυτό είναι ένα μόνο. Τα υπόλοιπα είναι άσχετα. Σαν να λέμε δηλαδή, σαν να βλέπεις ας πούμε στο YouTube Pink Floyd και από δίπλα σου προτείνει πάριο. Αυτό το πράγμα κάνει πλέον. Ε, και έτσι καταλαβαίνετε. Και μόνο εάν επιμένεις πάρα πολύ με πολλές αναζητήσεις, μόνο τότε αρχίζει σιγά σιγά και το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα ξανα, ξαναζητήσεις κάτι από Pink Floyd, στο παράδειγμα που έφερα, και ξανά και ξανά, 3, 4, πέντε, δέκα φορές, και ακόμα και τότε απλώ θα σου γεμίσει με Pink Floyd την διπλανή στήλη. Τα προτινόμενα. Δεν θα σου παρουσιάσει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να δει και άλλα ψυχιακά συγκροτήματα. Ε... Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το πράγμα που περιγράφω τόση ώρα, είναι ένα είδος artificial intelligence. Το οποίο παρακολουθεί τι κινήσει των χρηστών και λειτουργεί σε, με ανάδραση μαζί τους. Υπάρχει δηλαδή ένα συνεχές artificial intelligent interface με τις πλατφόρμες αυτές ε, το οποίο είναι ένα artificial intelligence που στον ονοεί αυτοί δηλαδή με αλγόριθμού. Ε, artificial com, πως το computer. Γιατί θα computers μας γίνονται αυτά τα οποία είναι ήδη artificial intelligent έτσι όπω το εννοούν. Λοιπόν Εμπιστεύεσαι αντίστοιχα τι προτάσει του Amazon. Ότι έχει διαβάσει κάποια βιβλία και το Amazon σου προτείνει βιβλία που έχουν αγοράσει άλλοι χρήστε που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον με αυτό που αναζητά. Και μπορεί έτσι να αναπτύξει τι βιβλιογραφικέ σου αναζητήσει με τι προτάσει του Amazon, οι οποίε συνήθως είναι επιτυχημένες Το εμπιστεύεσαι δηλαδή. Άμα σου πει, πάρα αυτό το βιβλίο γιατί είναι αντίστοιχο με αυτό εδώ, του δίνει μια εμπιστοσύνη, το ψάχνει και λε: Ναι, όντω έτσι είναι. Επίσης, εμπιστευόμαστε το Google Maps, το GPS. Αυτή τη στιγμή, όπου για να πας, σε πάει το GPS και σε πάει. Εμπιστεύεσαι το artificial intelligence εκείνη τη στιγμή, ε, το οποίο είναι σε σύνδεση με το δορυφόρο ή έχει χάρτες εμπεριστατωμένους, ε, το εμπιστεύεις ότι θα σε πάει στον προορισμό σου. Και ακολουθείς ό,τι σου λέει. Το εμπιστεύεσαι το ταξίδι σου δηλαδή, ότι το λέει σωστά. Και σου δημιουργεί σιγά σιγά έτσι όλα αυτά εδώ και άλλα παρόμοια, σου δημιουργούν, αν αντίστοιχα εμπιστεύεσαι, αν την ε, αναζήτηση του Google. Λες, ας πούμε για παράδειγμα, είναι όντως αυτό το πράγμα πράσινο που λέει ο Γιάννης ή μήπω είναι κίτρινο που λέει ο Γιώργος. Να το βάλουμε στο Google. Βάζουμε στο Google, τι λέει το Google, ότι είναι κίτρινο, τελείωσε. Έχει δίκαιο ο ένας, όχι ο άλλος. Εμπιστευόμαστε την κρίση δηλαδή του Google. Χωρί να σκεφτούμε ότι όποιο θέλει να μα περάσει κάτι στιμένο, κάτι επιτεδευμένο, ε, μπορεί μέσω τη μηχανή αναζήτηση του Google να μα το περάσει ω αλήθεια, χωρί να είναι. Και να. Ε, δηλαδή. Ισχύει δηλαδή λίγο αυτό το παλιό, το οι πολλοί έχουν δίκιο. Α πούμε δηλαδή. Ε, αν οι πολλοί πιστεύουν ένα ψέμα, αυτό γίνεται αλήθεια. Αυτό ισχύει στη μηχανή αναζήτηση του Google. Σου λέει τι λένε οι πολλοί. Βλέπει εσύ εκεί, βάζει α πούμε. Κάτι το οποίο έχει 10 αποτελέσματα, βάζει ένα άλλο που υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ του και έχει 10 εκατομμύρια αποτελέσματα. Και λες, αυτό είναι το σωστό. Το εμπιστεύεσαι. Λοιπόν, ε, α, αυτή η εμπιστοσύνη είναι το κλου. Ότι σε λίγο θα το εμπιστεύεσαι. Ήδη υπάρχουν προγράμματα τα οποία βλέπετε ότι σου κάνουν εικόνε. Του λε μια περιγραφή, α πούμε, με λόγια, με 5-10 keywords και σου φτιάχνουν ένα πίνακα. Μα αυτό το πράγμα τι κάνουν, Κατα, καταργούν τους καλλιτέχνες. Γιατί, γιατί δεν πιστεύουν στους καλλιτέχνες, πιστεύουν μόνο στα καλλιτεχνικά κινήματα. Σας λέει, τέχνη για το λαό. Και λοιπά. Τα έχω θίξει με λεπτομέρειες στο αυτό το ζήτημα περί και το τι κάνουν στο βιβλίο 2 του Μυστικού Πολέμου. Και το βιβλίο 1 και το βιβλίο 2 του Μυστικού Πολέμου του έργου μου μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange βάλτε περιοδικό strange στο Google φυσικά εμπιστευτείτε το αποτέλεσμα και οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα στο website του περιοδικού strange όπου εκεί στο e-shop που έχει υπάρχουν βιβλία είναι τα βιβλία του μυστικού πολέμου τα οποία μπορείτε να πάρετε και μαζί με μια ειδική προσφορά και να σας έρθουν στο σπίτι κρυφά από το αόρατο κολέγιο λοιπόν εκεί τα θύγω αυτά τα ζητήματα έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο κολλεκτιβισμός vs ατομισμός ε, ο ο κοινωνικο-πολιτικό πεδίο όπου εξηγώ τα πάντα για αυτά τα ζητήματα με τρόπο ε, κατανοητό. Λοιπόν, ε, αντίστοιχα ε, θέλω να καταργήσουν τους συγγραφείς. Είναι τα, πλέον τα chat-gpt αυτά σου γράφουν κείμενα. Μπορεί να δώσεις εξετάσεις, ας πούμε και να περάσεις. Για να γράψεις το chat-gpt όλα. Τι για σκονάκια. Με συγχωρείτε. Να πιω λίγο νερό. Οπότε λοιπόν, προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα πάντα με την επερχόμενη αυτήν αλγοριθμική υπολογιστική φάση. Και όχι τεχνητή νοημοσύνη όπω το παρουσιάζουμε. Και το κλείνω την εμπιστευτή. Το ίδιο και με τα ρομπότ τα οποία θα συνδέονται με αυτήν κλπ. Για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα τι λέω, είναι το εξή. Σα παρουσιάζουν αύριο το πρωί και θα το κάνουν αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν μόνα του. Λεωφορεία τα οποία πηγαίνουν μόνα του. Χωρί οδηγό. Όπω έχουν τώρα το σύστημα που σε καθοδηγούν λίγο στο πάρκινγκ με τι καμερούλε που έχουν. Ένα, στην ουσία ένα ανάλογο τέτοιο σύστημα, πολύ πιο εξελιγμένο όπου θα πηγαίνει μόνο το αυτοκίνητο. Θα το εμπιστευτεί, θα μπει μέσα αυτό αυτοκίνητο που θα συμπυγένει από, από μόνο του. Από μόνο του. Χωρί να το οδηγάει κανένα. Να σε πάει ένα ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Δεν σου λέω με στην πόλη, και με στην πόλη. Λοιπόν, εκεί είναι το κλου. Όταν τώρα του, αυτοί που τα προωθούν αυτά του ρωτά και του λένε, και τους λες, μα θα τα εμπιστευτούν οι άνθρωποι, δεν θα γίνουν τα ατυχήματα, δεν θα γίνει εκείνο. Ξέρετε τι απαντάνε, γιατί δεν του ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Είναι μισθάνθρωποι αυτοί κατά όλοι. Μάλιστα, όχι απλώ είναι μισάνθρωποι, είναι μισανθρωπιστές. Δηλαδή, είναι σεισμό για αυτού, ο μισανθρωπισμό. Του λέμε μαρξισμό, του λέμε σουρεαλισμό. Ε, Ισμό είναι ο μισανθρωπισμό, είναι μισανθρωπιστέ. Του λένε θα γίνουν τα ατυχήματα. Ξέρετε τι παντάνε, επειδή δεν του ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Απαντάνε και λένε ναι, θα γίνονται. Θα, θα, θα, υπάρχουν, α πούμε, δηλαδή λάθη που θα κάνει αυτό, θα χτυπάει έναν άνθρωπο στο δρόμο ή θα. Τρακέρνει με ένα άλλο, θα σκοτώνεται ο κόσμο, αλλά τα ατυχήματα αυτά στατιστικά θα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι που θα οδηγάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν αφήσουμε αν του ανθρώπου να συνεχίσουν να οδηγούν τα αυτοκίνητα, θα έχουμε για παράδειγμα λέω έναν αριθμό τώρα εγώ, 100 ατυχήματα θανάτηφόρα, ενώ αν το εμπιστευτούμε στην τεχνητή νοημοσύνη, την αλγοριθμική και τα ρομπότ και τα λοιπά να οδηγείται μόνο του το αυτοκίνητο, θα έχουμε 10. Οπότε το θέλουμε. Αντί για 110. Αυτό φυσικά είναι μια οπτιμιστική κατά την άποψή πούμε, πρόβλεψη για το πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Δεν το έχουν, ούτε μπορούν να το κάνουν να κάνουν μια πρόβα general, μέσα σε ένα χαοτικό σύστημα που η πόλη μια εθνική οδός. Ε, δηλαδή εδώ εμπλέκονται ακόμα και πράγματα που έχουν να κάνουν με τη θεωρία των παιγνίων. Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι έτσι απλοϊκά όπω τα παρουσιάζουν. Τα παρουσιάζουν απλοϊκά. Για να ενθουσιάσουν του ηλίθιου. Οι συγκεκριμένοι ηλίθιοι είναι αυτοί που έχουν ψώνιο με την τεχνολογία, αυτοί που είναι τσιράκια των επιστημονιστών, διάφοροι νεαροί που τα προωθούν στα βίντεό του και στι απόψει του κτλ. Να ενθουσιάσουν όλου αυτού ώστε να λειτουργήσουν σαν μια κρίσιμη μάζα να επηρεάσουν του υπόλοιπου. Προπαγανδιστικά δηλαδή. Στην πραγματικότητα είναι πολύπλοκα συστήματα τα οποία δεν είναι προβλέψιμα. Λένε ψέματα ότι μπορούν να τα προβλέψουν με μια μεγάλη και γρήγορη επεξεργαστική ικανότητα κάποιας ενίδη εντό του Δεν ισχύει. Υπάρχουν τόσο πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες. Όταν το Deep Blue της ABM αντιμετωπίζει τον Κασπάροφ, δεν τον αντιμετωπίζει ως άνθρωπο, τον αντιμετωπίζει ως κακιστή, επάνω σε μια, επάνω σε μια μικρή ξύλινη πλάκα, που είναι το σκάκι και έχει κάποιου συνδυασμού. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αν το σύστημα ήταν χαοτικό. Αν η, αν η πλάκα αυτή ήταν ολόκληρη η Αθήνα, για παράδειγμα. Ε, ε, ε, Αυταπατώνται ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν όμως να φέρουν τα πράγματα στην Αθήνα, στην πλάκα αυτή τη μεγάλη, τη κακιστική, να τα φέρουν να είναι τόσο κατευθυνόμενα, τόσο ελεγχόμενα, τόσο προβατάκια να είναι τα πάντα, τόσο όλοι να κινούμαστε πάνω σε σκακέρες, ώστε να καταφέρουν να το κάνουν και αυτό. Άμα μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται και για αυτό τα κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Για να καταλήξουν ανάποδα στο, στο ζήτημα. Και βέβαια να σου δείξουν εξωτερικά κομμάτια αυτής της, της κυβερνητικής, αυτών των συσκευών, αυτής της τεχνητής νοημοσύνης κλπ και να σου πούνε μετά ακόμα καλύτερα θα δούλευαν τα πράγματα εάν μπορούσαμε να επεμβούμε και πάνω σου. Να σου προσθέσουμε δηλαδή προσθετικά. Πράγματα έτσι ώστε να μεταλλάξουμε τον άνθρωπο. Transhumanism είναι στην πραγματικότητα η ατζέντα του. και τα πάντα για το transhumanism και τα μυστικά του και τα παρασκήνια του και το πώς έχει προκύψει από το Μυστικό Πόλεμο τα έχω δείξει στο Μυστικός Πόλεμος, βιβλίο 2. Μπορείτε εκεί να τα διαβάσετε ε, και να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Ε, το transhumanism είναι η ιστορία από πίσω. Να μπορέσουν να διασυνδέσουν μετά αυτήν την ε, διαπλεκόμενη και διαδεδομένη τεχνητή νοημοσύνη με το ανθρώπινο σώμα μεταλλάσσοντας jackpot έτσι είναι αυτός είναι ο κωδικός της επιτυχίας του σχεδίου τους jackpot, φτάνοντας στο jackpot όπως το λένε δηλαδή την πλήρη μετάλλαξη του ανθρώπου και του κόσμου όπως το θέλουν Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Υπάρχει άραγε κάποιος αληθινά νοήμονας άνθρωπο εκεί έξω που να μας ακούει For the young bright lights just down past the gas house by the meat factory door. The five lamp boys were coming on strong. The Saturday night city beat had already started, and the, the pulse of the corner boys just sprang into action. And young Billy watched run the yellow street lights. And said, Tonight, I'm all right. It's gonna be a light night. Trapped and sprung long before he was born. Hope as the dust behind all the closed doors. I'm cussing, grime ooze from a scab-wrested soul. Screaming and crying in the high-rise block. It's a rat trap, it but you're already called. Hey, you can make it if you wanna or you need. It. the right You're right Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε από το μυστικό σκάφο μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το ακατανόμαστο αόρατο πλήρωμά μα προ εκεί κάτω, στη γη, στου άγνωστου παραλήπτε των συχνοτήτων μα, όπω το θέλησε το Radio Νόουερ και του επέλεξε να ακούσουν. Για λογαριασμό του ΑΟΡΑ του Κολεγίου, είμαστε εδώ. Και εκπέμπουμε τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Albedo 14. Όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 10 έτσι και σήμερα live ο μυστικός διασημικός σταθμό είναι εδώ και κυνηγάει την τεχνητή νοημοσύνη. Artificial Intelligence. Τρομάρα σα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέγαμε. Ε, μα έχουμε προειδοποιηθεί επανειλημμένως για το διστοπικό αυτό μέλλον. Γιατί διότι η ατζέντα στη σκοτεινή είναι πανβάλει, είναι τουλάχιστον ενός αιώνος ηλικία το σχέδιο δηλαδή το οποίο προσπαθούν να εφαρμόσουν από γενιά σε γενιά αυτό που επιβιώνει παρόλο που οι σχεδιαστές πεθαίνουν και συνεχίζουν οι επόμενοι αυτό που επιβιώνει και αυτό που τους κάνει να το συνεχίζουν είναι η ιδεολογία η γραμμή ε, καταλαβαίνετε. Πάρτε ένα παράδειγμα. Οι πρώτοι κομμουνιστές εμφανίστηκαν το 1860 και μέχρι σήμερα είναι κομμουνιστές Ενώ έχουν πεθάνει όλοι οι αρχηγοί του. Πόσο μάλλον και όλοι οι υπόλοιποι. Κάτι αντίστοιχο. Δείτε το και με τι θρησκείε, δείτε το και με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι οι ιδέε που επιβιώνουν για την εφαρμογή του σχεδίου. Δεν είναι αυτοί οι δηλαδή αθάνατοι, α πούμε, επειδή είναι διαχρονικό το σχέδιο. Οι ιδέε είναι αθάνατε. Και βέβαια βάση των ιδεών. είναι η βάση του μυστικού πολέμου. Είναι ο μυστικός πόλεμος που διαρκεί τόσο πολύ και θα προκαλεί όλα αυτά. Λοιπόν, ε, Βλέπουμε εδώ πό, τι κάνουν πούμε, για παράδειγμα για το φύλλο του ανθρώπου που έχουν ε, επινοήσει 72 φύλλα. Και όλο αυτό είναι κάτι που έχει ξεπεράσει το φύλλο κατά, κατά αυτού, Είναι transgender. Και όλο αυτό είναι κάτι που έχει ξεπεράσει το ανθρώπινο, human, είναι transhuman. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ο πυρήνας του πράγματος. Το transgender είναι το transhuman, γίνεται κατανοητό, πρόκειται λοιπόν κατά το σχέδιό του να ζήσουμε σε έναν αυτοματοποιημένο κόσμο. Ξέρετε, οι αυτοματοποιημένες μηχανές πετούν έξω το οργανικό. Και δυστυχώ εμεί είμαστε το οργανικό στοιχείο το οποίο πρόκειται να πεταχτεί έξω. Η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο προσπαθεί να επικρατήσει έχοντας το ξαναλέω, μισανθρωπική προσέγγιση στο ανθρώπινο ζήτημα. Είναι εναντίον των ανθρώπων. Μην έχετε καμία απολύτω αφιβολία γι' αυτό. Ακούγεται πολύ παράξενο, αλλά είναι η αλήθεια. Δείτε, ή διαβάστε, ή ακούστε τον εντεταλμένο σκοτεινό προπαγανδιστή του, έναν από του πολλού, δεν είναι ο μόνο, τον Ιουαλ Νόα Χαράρι. Στο βιβλίο του. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, Ο Άνθρωπος Θεός, μια σύντομη ιστορία του αύριο. παρακολουθήστε μερικά βίντεο με διαλέξεις του κλπ. Δείτε, μιλάει εντελώς ανοιχτά και πολύ πιστικά. Διαβάστε στο πρώτο μου βιβλίο για το μυστικό πόλεμο το κεφάλαιο για το δεξί και το αριστερό μονοπάτι. Γιατί Homo Deus είναι left hand path, είναι αριστερό μονοπάτι. Για να δείτε ότι όλα αυτά που υποστηρίζουν ότι είναι επιστημονικά και καλά, η αλήθεια είναι ότι έχουν καθαρά μυστικιστική βάση προέρχονται από το μυστικό πόλεμο βάση την οποία την ακολουθούν πιστά αυτοί του πιο σκοτεινού είδου του αριστερού μονοπατιού. Το επιστημονικό το οποίο χρησιμοποιούν ο σάλτσα για να δέσουν όλα αυτά είναι απλά shell stock. Είναι πώς το λένε, όπως μιλούν οι πολιτές. Οι άνθρωποι, το, το ξαναείπαν νωρίτερα. Γι' αυτού, όπω λένε πλέον ανοιχτά για όλου εμά, είμαστε hackable animals. Είναι ζώα που μπορούν να χακαριστούν. Αυτό λένε. Όπω του το έμαθαν οι παλιοί δάσκαλοι του τη σκοτεινή ανετική παράταξη με τα cybernetics, την κυβερνητική, τον Bertrand Russell, τη σχολή τη Φραγκφούρτη κλπ. Βλέπετε τα πάντα για όλα αυτά στο, στο βιβλίο μου το πρώτο για το Μυστικό Πόλεμο. Τα λένε ανοιχτά όλα αυτά. Αυτή, μάλιστα, είναι η βασική οπτική γωνία αυτών των ανθρώπων. Στο επίπεδο της έλιτ, Τεχνοκράτες που συνδυάζουν ό,τι τους συμφέρει πέρα από σύνορα και πέρα από γνωστολογικά πεδία, αξιοποιώντας τη χαλαρή ιδέα του επιστημονισμού για να τους δένει μεταξύ τους, του scientism. Αυτή είναι η αόριστη ιδεολογία που μπορεί να ενώσει διαφορετικούς ανθρώπους συνομοτικά. Ο επιστημονισμός σε μεγάλο βαθμό και φυσικά και ο ηλουμινατισμός. Λοιπόν, οδεύουμε προς το σημείο χωρίς επιστροφή αν δεν αντισταθούμε. Η λογοτεχνία για αυτό το ζήτημα υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πηγαίνει πίσω σε πολλά έργα που μας έχουν προειδοποιήσει. Ε, δείτε για παράδειγμα το μνημονεύω στο Μυστικό Πόλεμο Βιβλίο 2, το έργο του J.D. Bernal, «The World, the Flesh and the Devil». «An inquiry into the future of the three enemies of the rational soul». Εκεί αυτός έχει προβλέψει όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ε, στο βιβλίο του «Ο Κόσμο η σάρκα και ο διάβολος», μία διερεύνηση στο μέλλον των τριών εχθρών της λογικής πληχής. Το έλεγε ότι αυτό πρόκειται να συμβεί σχεδόν 100 χρόνια πριν. Ο H. G. Wells έγραψε το βιβλίο «The Open Conspiracy», ε, η ανοιχτή συνωμοσία, που επίσης προωθούνταν και από συγγραφείς όπως ο Gerald Herd, Βλέπετε Source of Civilization και άλλα έργα του. Δεχτήκαμε σοβαρέ προειδοποιήσει όμως από το C.S. Lewis, από τον J.K. Chesterton, από την Ayn Rand και από πολλούς άλλους πνευματικούς ανθρώπους, αναφέρω τρία χαρακτησικά ονόματα. Η συνωμοσία μιας ελίτ από επιστήμονες, επισημονιστές που θέλει να κυβερνήσει τον κόσμο υποστηριζόμενη από τις ισχυρές οικονομικές δυνάμεις και από το Military Industrial Complex με ολοκληρωτικέ επιβολέ των πιο παρανοϊκών σχεδίων που θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Μιλάμε για παρανοϊκούς και σκοτεινότατου ανθρώπου. Αν είναι και άνθρωποι στη βάση του, τους. τα λένε οι ίδιοι αυτά. Προσέξτε, δεν τα λέω εγώ, αυτοί τα λένε ανοιχτά πλέον. Και μεταξύ άλλων, επίση, το transhumanism, όπω είπα, είναι το επίκεντρο όλων αυτών και το artificial intelligence. Το κεντρικό θέμα για μα είναι και πάντα θα είναι. Η διάσωση του συμπαντικού πνεύματος του ανθρωπίνου είδους. Αυτό είναι που έχουμε όλοι μας κοινό. Το πνεύμα μας. Το πνεύμα σου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι είσαι. Αρσενικό, θηλυκό, χριστιανός, μουσουλμάνος, εβραίος, βουδιστής, αμερικανός, έλληνας. Είναι η κοινή πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η κοινή της ανθρωπότητα η κληρονομιά μας που βρίσκεται υπό απειλή. Το πνεύμα, η ύπαρξη του ίδιου του πνεύματος. Τώρα, εδώ μου δείχνει η συγκυβερνήτριά μου στο οθόνη του control panel μας συγκεκριμένα αποσπάσματα από το βιβλίο μου Μυστικός Πόλεμος, βιβλίο 2». Σου λέει, αφού μιλάς, αναφέρεσαι συνέχεια στα βιβλία για το μυστικό πόλεμο, να ορίστε, εδώ τα λες, ε, ικανοποιητικά με δύο λόγια κάποια ζητηματάκια, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο. Και μου τα δείχνει. Ευχαριστώ, είναι καλή ιδέα, σωστά. Λοιπόν, από το Μυστικό Πόλεμο Βιβλίο 2, λοιπόν, θυμάμαι τον Χωσέ Μ. Δελγάδο, The Physical Control of the Mind Toward a Psycho-Civilized Society. Φυσικός έλεγχος του νου προς μια ψυχοπολιτισμένη κοινωνία. Ο Δελγκάντο περιβόητος ο Χωσέ Δελγάδο του παρελθόντος. Αν κοιτάξεις πίσω σε ανθρώπους όπως ο Τελγκάντο, ο οποίος εισήγαγε τα τεχνολογικά εμφυτεύματα, στην αρχή σε εκείνο τον Ταύρο, τον οποίον οδηγούσε με τηλεκοντρόλ, εδώ να φέρουμε, μπορείτε το δείτε και σε βίντεο, ψάξτε στο YouTube, Τελγκάντο και ε, Ταύρος, και θα δείτε τον Τελγκάντο στο παρελθόν, που οδηγάει με τηλεκοντρόλ ένα Ταύρο μέσα στο, στην αρένα, στι ταυρομαχίες, με εμφυτεύματα στον εγκέφαλο του, Και σε και έδειξε ο Δελκάτο ότι μπορεί να ελέγξει τον εγκέφαλο των ζώων και πάντα η ιδέα του ήταν ότι πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητοι από την οικολογία. Πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το κίνημα τη παγκοσμιοποίηση για οικολογικού λόγου και πρόκειται να απογοητευτούν πάρα πολύ, διότι αυτοί οι σκοτεινοί άνθρωποι για του οποίου μιλάμε δεν πιστεύουν ότι θα υπάρχει καν το περιβάλλον. Και αυτό είναι που είχε πει και ο Τζον C. Lily, ότι θα κάνουν τη σκοτεινή υπέρβαση. Δεν έχουν καμία αληθινή δέσμευση προς το περιβάλλον. Αυτό που θέλουν τελικά είναι να απομονώσουν τελείως τον άνθρωπο από το περιβάλλον, να τον παγιδέψουν μέσα σε αστικές παγίδες ολοκληρωτικά και τελικά να αφήσουν το περιβάλλον να αναπτυχθεί ανεξάρτητα ή να διαλυθεί ή να το μεταλλάξουν εξολοθρεύοντας με επιστημονικό τρόπο στην ουσία, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ανθρώπων. Αυτά ονειρεύονται σοβαρά και κυριολεκτικά. Λοιπόν, ο άρθρου Σιλ Κλάρκ το έλεγε από τη δεκαετία του 1960. «Η συγχώνευση του ανθρώπου με τη μηχανή». Το τραγουδούσαν μηχανικά οι Kraftwerk από το 1978. Man Machine» και άλλα. «Οι προειδοποιήσει που είχαμε ήταν αναρρύθμητες» είναι πολλοί άνθρωποι σε κάθε ελίτ εκεί έξω που δεν έχουν κανένα σεβασμό προς τον άνθρωπο ως είδος και το δηλώνουν ανοιχτά αυτό δεν θέλουν τον άνθρωπο να διασωθεί δεν πιστεύουν ότι έχουμε ένα πνεύμα μια ψυχή ότι υπάρχει νόημα στη ζωή κλπ πιστεύουν ότι όλο αυτό είναι μια παρέστηση ένας μύθος, μια φαντασία την οποία πιστεύουν κάτι ονειροπόλοι όλα εκείνα τα χείριστα ηλιστικά, αριστεροεγκεφαλικά δόγματα κωδικοποιούνται πλέον σε ένα σύστημα κανόνων που πρέπει όλοι να το ακολουθήσουν και δεν υπάρχει εδώ καμία άλλη μεγάλη δύναμη για να το σταματήσει. Μορφοποιούνται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη και η κάποτε ισχυρή καθολική εκκλησία δεν είναι σημαντικός παίκτης άλλο πλέον εναντίον τους. Δεν υπάρχει μεγάλη αντίθετη δύναμη. Δεν υπάρχει κανένα αντίθετο σύστημα αυτή τη στιγμή. Σαν σύστημα έτσι και θα είναι ικανοί να λειτουργήσουν μαζί με τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε μια συμμαχία, επειδή τα τεχνοκρατικά ιδρύματα είναι πλέον πολυεθνικά και διεθνή, μπορούν να συνεργαστούν και τελικά αυτό θα σημαίνει μια πολύ μεγάλη απώλεια ελευθερίας για τους ανθρώπους το λιγότερο. Τα έχει γράψει όλα αυτά ο Άλντος Χαξλέ στο Brave New World, στο Θαυμαστό Νέο Κόσμο, που γράφτηκε το 1931. Προσέξτε, Ακόμη και το 1984 το έργο του George Orwell γράφτηκε αργότερα από τον Huxley, από τον Brave New World, γράφτηκε το 1948. Άλλωστε, ο τίτλος του 1984, μάθηκε κάτι τώρα εδώ μυστικό, είναι «Αναγραμματισμός του 1948», τις χρονολογίες που γράφτηκε. Δηλαδή, είναι το 1984 ο τίτλος του βιβλίου του Orwell είναι «Αναγραμματισμός του 1948». Προστατείτε το λίγο, «1948». 284 αλλάζουμε θέση το 4 και το 8 είναι η χρονολογία που γράφτηκε το έργο και βέβαια αναφέρεται στον Στάλιν αυτός είναι ο μεγάλος αδελφός ο μεγάλος πατερούλης, ο Στάλιν και στη Σοβιετική Ένωση δεν είναι ακριβώς μελλοντολογικό το 1984 είναι μια μεταφορά όπως η φάρμα των ζώων αντίστοιχα το Brave New World είναι πολύ του Κάξ είναι πολύ πιο σχετικό με ό,τι συμβαίνει από ό,τι το 1984. Και μάλιστα είναι πιο τρομακτικό, πιο σοβαρό και πιο αληθινά διστοπικό. Ο Άλντους Χάξλεϊ που ήταν με τη φωτεινή θετική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο ήξερε τα διαχρονικά σχέδια της σκοτεινής ανετικής παράταξης διότι είχε αδελφό το, το evil twin του Χάξλεϊ όπως το λέω, είχε αδελφό τον Sir Julian Huxley και παππού τον T.H. Huxley, τον Thomas Henry Huxley. Ο Χάξιλε, δηλαδή, ήταν το λευκό πρόβλημα της μαύρη οικογένειας. Το 1957 ο Άλτους Χάξιλε επέστρεψε με τη συνέχεια του έργου, το Brave New World Revisited, το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό κατά την μου, όπου γίνεται δοκιμιακά πλέον ακόμη πιο συγκεκριμένος. Τα πράγματα που προέβλεψε γίνονται τώρα πραγματικότητα. Επίσης, σημειώστε ότι αυτό το δεύτερο βιβλίο το έγραψε ακριβώς την ίδια χρονιά... Που ο σκοτεινό αδελφό του, ο Τζούλιαν Χάξλεϊ, έγραψε το περιβόητο δοκίμιο για το τρανσχιουμανισμό. Διότι αυτό είναι ο πατέρα του τρανσχιουμανισμού. Ο αδελφό του Χάξλεϊ, ο Τζούλιαν Χάξλεϊ, ιδρυτής τη WWF και τη UNESCO επίση και άλλα πολλά. Την ίδια ακριβώ εποχή ο Χάξλεϊ ίδρυσε και την οικολογική οργάνωση WWF. Πιστεύουν, λένε, ότι με λίγη κοινωνική μηχανική μπορούμε να εξαφανίσουμε τον πόλεμο. Αυτό είναι πεδαριώδε. Οι άνθρωποι βιώνουν διαχωρισμού και πολέμου από την απαρχή του χρόνου. Οι άνθρωποι δεν γίνεται να ανακατευτούν μεταξύ του, ξεχάστε το. Αλλά ο Ντελγκάντο, για παράδειγμα, που έλεγα νωρίτερα, μιλούσε για το psycho-civilization, τον ψυχοπολιτισμό. <coughs> δηλαδή, την ιδέα ότι, προσέξτε, είσαι κακό άτομο παντελή. Ανακαλύψαμε τα πράγματα που έκανε όταν ήσουν παιδί. Αυτό είναι πολύ κακό. Και έτσι θα σου φυτέψουμε κάτι με στο κεφάλι σου για να σε σταματήσουμε από να είσαι κακό άτομο. Αυτό είναι η τελικά οπτική. Αλλά αυτό είναι το κουριστό πρωτοκάλι. A clockwork orange. Είναι αυτό για το οποίο μιλούσε ο Άντωνι Μπέτζες, που έγινε και ταινία από τον Στάλιν Κιούμπρικ. Θα συνεχίσει να είσαι άνθρωπο, αν σου στερήσουμε αυτέ τι δυνατότητε. Αλλά κοιτάξτε βαθύτερα. Ο Χαράρι αλαζονικά είπε: We will be as gods. Εμεί θα γίνουμε όπω οι Θεοί. Ποιοι είναι οι εμεί, ποιου εννοεί, εννοώντα τι ομάδε που ελέγχουν τον κόσμο. Είπε ότι. Και επίσης ότι θα γίνουμε και δημιουργικοί και καταστροφικοί, όπως οι ΣΕΗ. Ακούστε να δείτε. Άρα εκτιμούν πολύ και τη δυνατότητα της καταστροφής επίσης. Αν πας πίσω στο φουτουρισμό, φουτουρισμ, που ενημέρωσε τον φασισμό και τον κομμουνισμό, τα στοιχεία του, τα κίνητρά του του φουτουρισμού, ήταν αυτά της ταχύτητας του πολέμου και της αγάπης για τη μηχανή. Speed, war and love the machine. Αυτά είναι τα ίδια κίνητρα που βρίσκουμε μέσα στα computer games πλέον και σε συγκεκριμένα οράματα του μέλλοντος. Δηλαδή, δέχονται ότι πρόκειται να υπάρξει πολλή καταστροφικότητα. Δεν του πειράζει ο πόλεμος, για παράδειγμα μπορείτε να το δείτε αυτό. Ο Δεν είναι αλήθεια ότι τα κάνουν όλα αυτά για να κάνουν ωραίους και καλούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι εναντίον των ανθρώπων, είναι μισάνθρωποι. Μάλιστα, είναι μισανθρωπιστές. Λοιπόν... Σε ένα άλλο σημείο γράφω. Επειδή αυτό είναι μέρο του μεγάλου παιχνιδιού, μπορούν να το βλέπουν αυτό μέσα από μια μαλθουσιανή οπτική, δηλαδή την εξαφάνιση του υπερπληθυσμού. Που τα δικαιώνει όλα για λογαριασμό του. Αυτή η αρχή ισχύει ακόμη και όταν εξετάζουμε τι αυτοκρατορίε. Δεν του ένοιαζε για του νόμου εναντίον των ιδίων του των ανθρώπων. Η ιδέα ότι πρόκειται να γίνουμε ωραίοι και καλοί και ήσυχοι δεν είναι αλήθεια. Πρόκειται να γίνουμε ζόμπι ή ή πεθαμένοι. Το λένε αυτό και πηγαίνει πολύ πίσω. Οι άνθρωποι πρόκειται να αναβαθμιστούν, upgraded, πρόκειται να είναι μέσα σε ένα ανθρώπινο ζωολογικό κήπο και πρόκειται να είναι πολλοί από αυτού κατάλληλοι για πειράματα. Λοιπόν, πρόκειται δηλαδή να κάνουν τον κόσμο, αυτό υπονοείται εδώ στο κεφάλαιο αυτό, ένα πολύ άσχημο και κακό μέρο και μετά πρόκειται να πούνε Α, εμεί πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ακολουθήστε μα. Η κατάσταση λοιπόν καλή για μια πνευματική επανάσταση. Αυτό είναι η μεγάλη αφύπνιση, το The Great Awakening της αντίστασης. Θα πρέπει να εξελιχθούμε πνευματικά, να υποστηρίξουμε το πνεύμα και το άτομο για να ξεπεράσουμε και να υπερβούμε τα σχέδιά τους με όλους τους τρόπους. Λοιπόν, αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν αντισταθούμε, ο Homo Sapiens όπως τον ξέρετε είναι τελειωμένος. Αν αφαιθούμε στα χέρια τους θα μας τον τελειώσουν. Αυτή είναι η επίπτωση του transhumanism των μαζικών δικτύων, καθώς γινόμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από τις μηχανές, ένα άλλο απόσπαθμα. Θα γινόμαστε όλο και πιο ρυθμιζόμενοι από τις μηχανές. Δείτε τη γεωμετρική πρόοδο με την οποία αυτό έχει ξεκινήσει και προελάβει. Το βλέπετε ότι προελάβει. Προς τα πού. πού λέτε ότι προελάβει. Άραγε, όντως δεν μπορείτε απλά να προβλέψετε πού θα καταλήξει μόλις τρίψει από τη γωνία. Είναι μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, πολύ κοντά και όλοι κάνουν πως δεν το βλέπουν. Η λογική του πράγματος θα καταλήξει πολύ σύντομα να είναι. Οποιαδήποτε εξουσιαστική κίνηση όσο σε αφορά δεν θα είναι υπευθυνότητα κανενός. Θα είναι του AI, τη τεχνητή νοημοσύνης. Η μηχανή θα γνωρίζει την αναμφισβήτητη σωστή κίνηση, τη σωστή απόφαση. Και αν δεν είσαι συντονισμένος, θα σε τιμωρήσει. Και δεν θα εμπλέκεται κανένας άνθρωπος αυτό. Θα σου πούνε, ο αυτοματισμός το κάνει αυτό εναντίον σου. Το σύστημα. Όχι εμείς. Και δημιουργείται για το κοινό καλό. Κολλεκτίβα, γιατί είναι κολλεκτίβιστές Και δεν κάνει ποτέ λάθος. Τι, διαφωνείς, είσαι εναντίον τη κοινωνίας. Καθώς θα έχουμε αλγοριθμικό έλεγχο της συμπεριφορά μας, θα απαιτηθεί να συνδεθούμε με το μέγα δίκτυο. Το δίκτυο αυτό θα είναι η νέα κοινωνία, ο κοινός νους δηλαδή. Και αν όχι, τότε θα είσαι αντικοινωνικός, ένας εχθρός της κοινωνίας, public enemy number one. Και έτσι θα χάσουμε ολοκληρωτικά την ελεύθερη βούληση αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, που οι επιστήμονές τους έτσι κι αλλιώ έχουν αρνηθεί ήδη ότι υπάρχει η ελεύθερη βούληση. Ήδη λένε δεν υπάρχει free will. Έχουν αρνηθεί ακόμη και τη συνείδηση ή το πνεύμα, το Θεό, τα ήθη, το σωστό και το λάθος. Τα πάντα. Τα αρνούνται πολύ ανοιχτά πλέον και λένε ότι δεν υπάρχουν. Πάντα το λέγανε. Απλώς τώρα το λένε και ανοιχτά. Δεν πρόκειται να απολογηθούν σε κανέναν. Δες για όλα αυτά και στο πρώτο βιβλίο μου για το μυστικό πόλεμο. Τα αποσπάσματα που διαβάζω εδώ είναι από το δεύτερο βιβλίο. Λοιπόν. Αντισταθείτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κολεκτιβισμό, την ακραία κοινωνικοποίηση, τι συλλογικότητε τις, τις λεγόμενε, την κατηγοριοποίηση σε κοινωνικές ομάδες, τη στατιστική, την τεχνοκρατία, τους αλγορίθμους, τον επιστημονισμό, τις κατατάξεις, του μαζικούς mRNA εμβολιασμού και πολλά και πολλά αλλά και σε οποιαδήποτε συλλογική επιβολή που έχει να κάνει με την βιοτεχνολογία και την γενετική μηχανική και στις ηλιστικές ιδέες του επιστημονισμού και του τεχνοκρατισμού. Εστιαστείτε σε οτιδήποτε, αντίστοιχα, εστιαστείτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ατομική ταυτότητα, με την ατομική ακεραιότητα, με την ατομική κυριαρχία, αυτό που λέμε individual sovereignty, με την ατομική συνείδηση, individual consciousness, με το πνεύμα, με την ανθρωπότητα humanity και με την ατομική ελευθερία, individual freedom και με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συντάγματος. Να θυμόμαστε τον παππούλη μας, τον Τζαλς Φόρτ, τον πατέρα της έρευνας του αγνώστου και του παράξενου και της εναλλακτική γνωσιολογίας, όταν το 1920 ο Λομόναχος καλούσε και έλεγε «Θα πρέπει να προστεθεί στις συνταγματικές ελευθερίες που εξασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου η ελευθερία μας και το δικαίωμά μα να αμφισβητούμε την επιστήμη». Και σε αυτό σήμερα φυσικά είναι επίκαιρος όσο ποτέ. Ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο 2 του Μυστικού Πολέμου που μου δίνει εδώ στο βιβλίο η συγκυβερνήτριά μου. Κάτι που λέει ο Χαράρι. Νομίζαμε λέει ο Χαράρι ότι οι αποφάσει που παίρναμε εμεί οι ίδιοι για τον εαυτό μας ήταν οι καλύτερες και οι πιο σωστές. Ακόμη και αν δεν ήταν πολύ αποτελεσματικέ, και πάλι ήταν δικέ μα. Είχαν να κάνουν, λέει, με την υποτιθέμενη ελευθερία τη βούλησης μας. Όμω, λέει ο Χαράρη, δεν υπάρχει ελευθερία τη βούλησης. Ε, σας σα λέω τώρα κατά λέξη τα λέει ο Χαράρη. Διότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε το πνεύμα για να έχει ένα άτομο ελεύθερη βούληση. Τα συναισθήματα ενό υποτιθέμενου ατόμου είναι προδιαγεγραμμένα και δεν ανήκουν στην προσωπικότητά του όπω νομίζαμε, αλλά σε ηλεκτροχημικέ διαδικασίε που τα επιβάλλουν. Πρόκειται για ανάγκες και συναισθήματα που προκύπτουν σύμφωνα με πολύπλοκε ηλεκτροχημικέ μηχανικέ διαδικασίε του οργανισμού, που είναι μια μηχανή που επιβάλλονται στο υποκείμενο χωρί την επιλογή του. Αν κάποιο το γνωρίζει καλά, αυτό λέει ο Χαράρη, μπορεί να κάνει hacking στον άνθρωπο, να χακάρει τον άνθρωπο. Αν ξέρει τα κουμπιά του, μπορεί να τα πατάει και αυτά θα έχουν δεδομένα αποτελέσματα και θα προκαλεί τα ανάλογα συναισθήματα στον άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει ελεύθερη βούληση ούτε δικά του συναισθήματα. Μπορούμε να τον κατευθύνουμε. Ούτε συνείδηση έχει, λέει ο Χαράρι. Όλα αυτά, πνεύμα, συνείδηση, ελεύθερη βούληση, ατομικά δικαιώματα κλπ. είναι ένα μύθο. Άκου τι λέει ο άνθρωπο. Ο Χαράρι δηλώνει. Οι άνθρωποι είναι οργανικά μηχανήματα και μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα. Οι πολιτικοί το γνωρίζουν πλέον αυτό. Οι επιχειρήσει και η οικονομία το γνωρίζουν πλέον αυτό. Όλοι το γνωρίζουν πλέον αυτό και το εφαρμόζουν εκτό από το πλήθο που δεν το γνωρίζει, λέει ο πιστικό Χαράρι. Η μεγάλη αλλαγή τώρα που παραμερίζει τον ανθρωπιστικό παλιό άνθρωπο, εννοεί τον άνθρωπο τη φωτεινή θετική παράδοξη, λέει ο Χαράρη, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οι αλγόριθμοι θα σου λένε ποιο είσαι στα αλήθεια και τι θέλει στα αλήθεια. Ήδη π.χ., στον κόσμο τη αγορά των βιβλίων, για παράδειγμα, το Amazon σε ξέρει όλο και καλύτερα όσο ψωνίζει. Μπορεί και ξέρει όχι μόνο τα βιβλία που σου αρέσουν, αλλά και τα βιβλία που θα σου αρέσουν και σου τα προτείνει. Τα ξέρει καλύτερα από σένα και θα τα ξέρει όλο και καλύτερα. Δεν θα χρειάζεται τελικά να αποφασίζει εσύ για τα βιβλία. Θα το κάνει ο αλγόριθμο και θα το κάνει καλύτερα από σένα. Και θα μάθει, λέει ο Χαράρη, να εμπιστεύεσαι τον αλγόριθμο πιο πολύ από τον εαυτό σου. Όπω ακριβώ ήδη το κάνει με το Google Maps και με το GPS, όπου εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη να σε καθοδηγήσει στο δρόμο. Αποδέχεσαι ότι ξέρει καλύτερα από σένα πώ να πα εκεί που πρέπει να πα. Αφήνεσαι σε αυτήν. Το ίδιο θα γίνει και στα πάντα. Θα την εμπιστεύεσαι να σου βρει, για παράδειγμα, το καλύτερο Τέρι, για να βγει ραντεβού. Η για να παντρευτεί. Θα την εμπιστεύονται οι εργοδότε να κρίνει αν θα πρέπει να σε πάρουν στη δουλειά ή όχι. Και θα σου λένε, Έτσι έκρινε ο αλγόριθμο. Δεν το κάνουμε εμεί. Ο αλγόριθμο ξέρει καλύτερα. Και θα σε απολύουν και θα λένε, Δεν σε απολύουμε εμεί. Ο αλγόριθμο σε απολύει. Ξέρει καλύτερα. Θα οδηγούνται τα αυτοκίνητα από μόνα του, χωρί εμά, καλύτερα, μειώνοντα σχεδόν στο μηδέν τα δυστυχήματα. Αυτό θα είναι γεγονός και τελικά θα εμπιστεύεσαι κάτι άλλο έξω από σένα τον ίδιο να σε οδηγήσει Θα ξέρεις ότι οι αποφάσεις του και οι χειρισμοί του για σένα θα είναι καλύτερα από τους δικούς σου για σένα well, Talking to the man from Galilee. Then my God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Then he put one hand upon my head. Great God the Mother, let me tell you what he said. After do that long time, I You gonna read just what this say So some people go to church just to signify Trying to get a date with the neighbor's wife But listen to me, brother, sure is, you won't. You You'd better leave that woman alone Because one of these days you mark my word You think that brother is gonna to work You're gonna come up and knock on the door That's all, brother, you knock no more You may run on no, for a long time God, great God, let me tell you the news My head got wet in the midnight dew I've been down on the bend and knee, Talking to the man from Galilee Lord, he spoke, he spoke so sweet I thought I heard the shuffle of angels' feet He placed one hand upon my head Great God, almighty, let me tell you what he said Go tell that, the long-time liar Go tell that Οι αλγόριθμοι θα αποφασίζουν ποιο είναι το σωστό και το λάθος... για οτιδήποτε. Και έτσι θα τελειώσουν όλα τα debates. Ήδη συμβαίνει, λέει ο Χαράρη. Ήδη εμπιστέμπεσε την αναζήτηση του Google... και ότι οι πληροφορίες του αλγόριθμου είναι οι σωστέ και όχι οτιδήποτε σου λέει κάποιος άλλος... ή τι νομίζεις εσύ. Και τώρα θα συνδεθεί, λέει ο Χαράρη... το Infotech με το Biotech. Η πληροφορική τεχνολογία με την βιοτεχνολογία θα χρησιμοποιούνται biometrics, βιομετρικοί, που θα σε ξέρουν καλύτερα από εσένα τον ίδιο. Και φυσικά όσοι τα χρησιμοποιούν θα σε ξέρουν καλύτερα από εσένα τον ίδιο. Ο αλγόριθμος με εμφυτεύματα και βιοτεχνολογία θα γνωρίζει πλέον και το εσωτερικό του σώματός σου, τον οργανισμό σου. Θα ξέρει τι κάνει την καρδιά σου να αυτερουγίζει ή τι δεν σου, δε σου αρέσει και γιατί δεν σου αρέσει. Και θα είναι μια πολύ έγκυρη καταγραφή, θα μετράει παντού, θα σε κρίνει ο αλγόριθμο. Και μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη θα προκαθορίζονται τα συναισθήματά σου. Που επειδή δεν είναι στα αλήθεια προσωπικά, δεν είναι στα αλήθεια δικά σου, θα τα γνωρίζει από πριν το AI για να σου τα προκαλέσει. Και δεν θα υπάρχει πουθενά ελεύθερη βούληση. Διότι έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει ο Χαράρη. Διότι η βούληση και η απόφαση του αλγόριθμου θα είναι η καλύτερη και η πιο σωστή για όλου. Ακόμη και οι κυβερνήσει θα κυβερνούν σύμφωνα με ό,τι του λένε οι αλγόριθμοι. Κανεί, λέει ο Χαράρη, δεν θα δίνει σημασία στι δικέ σου προσωπικέ εμπειρίε, στι δικέ σου προσωπικέ γνώσει ή στα συναισθήματά σου ή στην υποτιθέμενη συνείδησή σου. Και ούτε και εσύ ο ίδιο δεν θα δίνει σημασία. Αυτό που θα μετράει θα είναι η εμπειρία και η γνώση που έχει η πανταχού παρούσα και τα πάντα γνωρίζοντα τεχνητή νοημοσύνη. Που θα σε καθοδηγεί ικανοποιητικότητα στα πάντα. Και όλα και όλοι θα είναι έτσι μια συλλογικότητα. Αυτό είναι το ερώτημα. Μια επιστημονικά και τεχνολογικά ρυθμιζόμενη παγκόσμια κοινωνία του υπερσωστού. Αυτό είναι το άμεσο μέλλον. Αυτά λέει ο Χαράρη και όλοι τον χειροκροτάνε την ώρα που τα λέει, στα στιμενα βίντεο. Αυτά περιληπτικά λέει ο Χαράρη σε αυτή την εμπληματική ομιλία του. Και αυτές είναι οι γραμμές και οι θέσεις της σκοτεινής αρνητικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο προαμνημονεύτων χρόνων. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι αυτά όλα ήταν μέχρι τώρα παρασκηνιακά, ήταν ειδικά, ακόμη και φιλοσοφικά ή ιδεολογικά και αφορούσαν καθαρά το μυστικό πόλεμο. Ενώ τώρα πλέον βγαίνουν στην επιφάνεια, λέγονται ανοιχτά, καθορίζουν ανοιχτά τις καταστάσεις. Λοιπόν, εσύ με ποιον είσαι, είσαι με το χαράρι? Αυτό θα πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας. Όπως ακριβώς η παλιά τηλεοπτική διαφήμιση. 29 κατασκευαστές πληντηρίων προτείνει το Skip. Αυτοί ξέρουν. Ο Χαράρι ξέρει τι λέει και όλοι αυτοί. Το θέμα είναι εσύ νοικοκυρά έχεις απόψη δική σου. Έχεις προσωπικότητα. Έχεις ατομικότητα. έχει συνείδηση να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ή κάνει artificial intelligence και εσένα. Λοιπόν, διαβάζω ένα άλλο σημείο, το θεωρώ σημαντικό. Ε... Νομίζω ότι πολλοί από αυτού του επιστημονιστέ μα προετοιμάζουν για την εξή κίνηση που ήδη διαφαίνεται. Θα απομακρυνθούν από τη συνεχή έμφαση στη φυσική επιλογή, natural selection, που είναι το σημαντικό κομμάτι τη θεωρία τη εξέλιξη τη δραβηνική. Θα απομακρυνθούν από τη συνεχή έμφαση στη φυσική επιλογή και θα επικεντρωθούν στην τεχνητή επιλογή, artificial selection. Μα είχαν κάνει την εισαγωγή τη πρώτη, καθώ εργάζονταν για να επιτύχουν τη δεύτερη, την τεχνητή επιλογή. Στην πραγματικότητα, φυσικά, είναι το ίδιο αντιληπτικό πλαίσιο, το ίδιο mindset. Δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει μόνο φυσική επιλογή, η φύση είναι η νέα θεά και έτσι εμείς θα γίνουμε θεοί και θα επιβάλλουμε την τεχνητή επιλογή. Πώς μην ανησυχείτε καθόλου. Μία επιστημονική ηγεμονική ελίτ θα τα διαχειριστεί όλα για λογαριασμό σου με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, για να γίνει απλά κατανοητό. Ο αληθινός κίνδυνος δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, το artificial intelligence, το AI, θα αντικαταστήσει τη φυσική νοημοσύνη, το natural intelligence, το NI, αυτό το πούμε έτσι. Αλλά ο αληθινός κίνδυνος είναι ότι η τεχνητή επιλογή, το artificial selection, θα αντικαταστήσει τη φυσική επιλογή με γενετική μηχανική, genetic engineering. Θα επιβιώσουν μόνο αυτοί οι ισχυρότεροι που θα προσαρμοστούν στι επιβολές μας. Αυτό λένε. Όλοι αυτοί οι επιστημονιστέ και τεχνοκράτε τη σκοτεινή αρνητική παράταξη προωθούσαν μέχρι τώρα την ταρβηνική φυσική επιλογή για να σερβίρουν στον κόσμο την φύση ω μια νέα αόριστη θεότητα αντικαθιστώντα τον Θεό. Και φυσικά η μητέρα να αντικαταστήσει τελικά τον πατέρα, έτσι. Και αφού τα πέτυχαν όλα αυτά, τώρα λένε τεχνητή επιλογή. Εμείς θα γίνουμε Θεοί. Αυτή η δική τους δηλαδή. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Λοιπόν. Ε, τώρα. Για να δούμε και το άλλο απόσπασμα εδώ που μας δείχνει στο βιβλίο. Η κυρία συγκυβερνήτρια. Μάλιστα. Α, αυτό. Λοιπόν. Οι σκοτεινή αρνητική παράταξοι των κόσμο θέλουν να κατασκευάσουν και να προωθήσουν το δικό τους μοντέλο νοημοσύνης. Μιλάμε για μια υπολογιστική νοημοσύνη, όχι για κάποιο είδου συνείδηση ή πνεύμα. Είπαν ότι ο άνθρωπος είναι μια μηχανή, βλέπε κυβερνητική, cybernetics, Norbert Wiener και άλλα, στο πρώτο βιβλίο για το μυστικό πόλεμο. Δηλαδή, πρώτα εισήγαγαν αυτή την υποβλητική εξομοίωση, simulation, simulacra, του ανθρώπου με τις μηχανέ. Καταρχάσουμε με το να σκεφτόμαστε τον άνθρωπο με όρους μηχανής. Και μετά μπήκαν στη φάση και μιλούν για την επίτευξη της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της μηχανικής νοημοσύνης. Εφόσον πρώτα υποστήριξαν τη μηχανική νοημοσύνη του ανθρώπου, ότι περί αυτού πρόκειται, προειδεασμένα όμως για το τι είναι νοημοσύνη. Εκεί στη βάση του ζητήματος δίνεται η μεγάλη μάχη της συνείδησης. Υπάρχει σε και κυκλούς το συμπέρασμα ότι όλα αυτά που διεξάγει η σκοτεινή αρνητική παράδοξη στον κόσμο μέχρι σε αυτό το σημείο στην εποχή μας είναι τεχνικές λεπτομέρειες σε πολλά παιδεία διαφόρων ειδών του στησήματος μιας πλατφόρμας πάνω στην οποία εν τέλει θέλουν να κατασκευάσουν τεχνητά έναν θεό. Τον θεό τους που θα κυβερνάει και αυτού τους ίδιους ακόμα, καθώς και όλες τις χώρες και όλα τα πεδία με τον πιο ικανοποιητικό, υπερκαθοδηγητικό τρόπο, όπως θα το περίμενε ένας άθεος από το Θεό, για τον οποίο δεν πιστεύει ότι υπάρχει. Έναν Θεό τεχνητό, κατασκευασμένο για αυτόν τον υπερρόλο, μια τεχνητή υπερνοημοσύνη, Artificial Super που θα βρίσκεται στο επίκεντρο του δικτύου αμέτρητων AI στον πλανήτη μας. Δηλαδή θα υπάρχει ένα δίκτυο από AI και στο επίκεντρο θα βρίσκεται αυτό ο super server με τον super computer που θα ε, φιλοξενεί το artificial super intelligence, που θα καθοδηγεί όλα τα άλλα και θα παρακολουθεί έτσι όλο τον κόσμο. Και θα έχει έλεγχο απόλυτο στα πάντα, αν μπορέσουν να το στήσουν αυτόν τον ήρωο του. Λοιπόν, θα βρίσκεται λοιπόν αυτή η τεχνητή υπερνοημοσύνη στο επίκεντρο του δικτύου αμέτρητων AI στον πλανήτη μας και έξω από αυτόν. Και έτσι θα είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνουν ο παντεπόπτης ο που θα γνωρίζει τα πάντα όσα συμβαίνουν ανα πάσα στιγμή και θα γνωρίζει και τον καθένα μας προσωπικά και θα μπορεί να κυβερνάει τα πάντα και να καθοδηγεί τους πάντες για τα πάντα. Μπορεί κανείς να φανταστεί τις λεπτομέρειες που εμπλέκονται και τις προκτάσεις ανάλογα με την παιδεία του. Και θα σημάνει την ίστατη κατάργηση του ανθρώπου. Και αν δεν είσαι συνδεδεμένος με αυτή την υπερνοημοσύνη, με αυτό το μεγαθυρίο θηρίο αν θέλετε, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτε κυριολεκτικά. Και αν και προφανέστατα, αυτό θα είναι το μεγαθυριο θηρίο της αποκάλυψης του Ιωάννη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, μη λένε. Η ίδια η ελεύθερη βούληση και η φωτεινή συνείδηση και η ψυχή του ανθρώπου θα εξεγερθεί όμως και θα αντισταθεί σε αυτή τη σκοτεινή προοπτική και θα την κάνει να αποτύχει. Λοιπόν. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Θέλουν εκεί να καταλήξουν σε έναν τεχνητό Θεό, γιατί αυτοί είναι άθεοι, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεό. Σα ωραία ιδέα είναι ο Θεό, να φτιάξουμε ένα δικό μας το τόπο. Του λένε: θα γίνουμε Θεοί εμεί. Χομοντέου. Όπω λέει ο Χαράρη και άλλοι τέτοιοι. Ο Χαράρη είναι απλώ ο πιο προβεβλημένο. Υπάρχουν πιο σοβαροί και πιο πιστικοί από αυτόν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την έχω κάνει στα βιβλία μου για το μυστικό πόλεμο. Εδώ τώρα απλώ σχολίασα μερικά αποσπάσματα από το κεφάλαιο ε, το συγκεκριμένο από το Μυστικό Πόλεμο Βιβλίο 2. Όπως είπα μπορείτε να τα βρείτε τα βιβλία αυτά στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange όπου υπάρχει ένα e -shop και από εκεί μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι με το αόρατο κολέγιο της εκδόσεις. Λοιπόν, όλα αυτά εκεί θέλουν να καταλήξουν. Θέλουν να σε συντονίσουν από πριν απλοποιώντας εσένα και τις καθημερινές σου λειτουργίες οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες συνεχώς με την τεχνολογία όπως και ήδη γίνεται έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν μια απλή σκακέρα σε όλο το χαοτικό σύστημα πάνω στην οποία θα κινήσει. το πρώτο, πρώτο artificial intelligent είσαι εσύ σε εσένα κάνουν αυτά τα πειράματα και τα κάνουν πλέον και με γενετική μηχανική και με βιοτεχνολογία και θα συνεχίσουν με πιο sophisticated καταστάσει. Θα τι δείτε. Δεν θα τα καταφέρουν όπω δεν κατάφεραν και την ήδη υπάρχουσα προσπάθειά τους. Θα το δείτε, ότι θα αποτύχουν. Αλλά λέμε τώρα εδώ ποια είναι η ατζέντα του. Λοιπόν, γιατί ο περισσότερο κόσμο πιστεύει σαν χλαμάρε. Άρα, αν δεν ξέρει τι του γίνεται ο περισσότερο κόσμο. Έχει μαύρα μεσάνυχτα. Ενώ είναι και τόσο φανερά όλα αυτά, αρκεί να έχει λίγο παιδεία να μπορεί να τα διακρίνει ακόμα και αν δεν γνωρίζει τίποτα για το μυστικό πόλεμο. Λοιπόν. Αυτά προσπαθούν να κάνουν και πρέπει ο μέσος άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Αφού λοιπόν σε συντονίσουν και σε πλάσουν ανάλογα ώστε να είσαι μια τυπολογία, μια ζωντανή στατιστική, μια απλοποίηση της όλης χαοτικής κατάστασης και μπει κάποιο global order γιατί αυτό είναι η ατάκατοση καινούριά, go. Global, global order. Δεν έχει καμία σχέση με το new world order με τη νέα παγκόσμια τάξη του πρόσφατου παρελθόντος. Τώρα είναι το go, το global order. Δηλαδή, η παγκόσμια απλοποίηση. Δείτε το έτσι. Αφού το κάνουν αυτό, θα εισάγουν όλο και περισσότερο, και αυτό προσπαθούν ήδη να κάνουν και το κάνουν, την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μα. Δεν θα πρόκειται για νοημοσύνη. Είναι η νοημοσύνη έτσι όπως την εξηγούν αυτοί. Ότι ο άνθρωπο είναι μια μηχανή. Και άρα θα φτιάξουμε μια τεχνητή μηχανή από τη φυσική μηχανή που είναι ο άνθρωπο. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα όμως. Είναι το δικό του delusion. Ε, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Θα εισάγουμε παντού την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή θα αποφασίζει με ποιον θα παντρευτείς. Θα ξέρει καλύτερα την τυπολογία σου. Αυτή θα αποφασίζει τι θα αγοράσεις, τι να σου διαφημίσει. Ήδη το βλέπετε. Μιλάτε, συζητάτε για κάτι και το βλέπετε διαφήμιση στο ίντερνετ κατευθείαν. Σας παρακολουθούν δηλαδή με όλους τους τρόπους. Ήδη οι διαφημιστές. Με την τεχνητή νοημοσύνη αυτήν. Λοιπόν, ε, παντού η ιστορία με το chat GPT-4 που σε ξεγελάει σαν βίντεο του Chris Angel και των ρομπότ που παρουσιάζουν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη ενώ το κόλπο είναι αυτό, να, να ξεγελαστείς ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη γιατί δεν έχεις το Void ε, Camp Test του Blade Runner, ας πούμε, του Philip Dick να ξεχωρίσεις ποιο είναι ο réplica και όχι Εδώ για το είναι αυτοί και το Turing Test και για τα ε, Robot Laws του asimov. Τραχαγύρευε είναι βαθιά ανοιχτωμένοι ο περισσότερος κόσμος για το τι ακριβώς κάνουν και πώς το κάνουν. Λοιπόν, θα βάλουν τα αυτοκίνητα να λειτουργούν από μόνα τους, θα σκοτώνουν το κόσμος. Θα λένε, η στατιστική όμως δείχνει ότι είναι λιγότεροι αυτοί που σκοτώνονται, οπότε σκοτωθείτε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και θα διεκδικεί ή θα διαφεντεύει όλη την καθημερινή μας πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα είναι αλάνθαστη, οποια θα ειναι αλανθαστη λενε που σημαίνει τι αυτό, Που σημαίνει αύριο η επόμενη κίνηση είναι, θα καταργήσουν του δικαστέ. Θα πηγαίνει στο δικαστήριο και θα απολογίζει στην τεχνητή νοημοσύνη και θα αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη το δίκαιο και το σωστό και ποιο είναι αυτό και ποιο είναι ένοχο. Γιατί θα έχει τέλεια κρίση. Και όχι την ανθρώπινη ε, πώς το λένε, ε, αδυναμία που έχει ο άνθρωπο. Καταλαβαίνετε, θα σε κρίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη είπε α η τεχνητή νομοσύνη είπε όπω κυβέρνησε την Κίνα αυτή τη στιγμή: Ότι δεν είσαι καλό παιδί. Σε παρακολουθήσαμε ότι το Ιντερνετ έγραφε και τα αντιστασιακά πράγματα εναντίον τη κυβέρνηση ή τη κοινωνία. Είσαι αντικοινωνικό. Απαγορεύεται να ξαναμπεί στο λεωφορείο. Η τη κοινωνια σε αντικοινωνικο απαγορευεται να νομοσύνη θα σε αποτρέπει από το να μπει στο λεωφορείο. Γιατί θα χρειάζεται AI για να μπει στο λεωφορείο. Και θα είσαι συνδεδεμένο εσύ και θα, σύντομα θα είσαι στο σώμα σου μέσα θα σου αναγκάσουν να βάλει πράγματα. Ε, όχι τσιπάκια έτσι όπω τα νομίζουν οι πολλοί. Προσθετικά. Τα οποία δεν θα το κάνει εσύ. Υπάρχουν παλαδοί άνθρωποι στον κόσμο που το ονειρεύονται από τη δεκαετία του 80 να γίνουν cyborgs. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν μετατροπέ στο σώμα του ε, και λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα το ξεκινήσουν και θα το βλέπει εσύ κάθε μέρα. Λοιπόν, η, η transhumanism, δηλαδή η φάση. Οπότε, όταν λοιπόν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι παντού, τότε θα κάνουν τον πολύ απλή κίνηση. Θα βάλουν. Μία quantum computer super server super intelligent αλγόριθμο που θα είναι η κεντρική τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα έχει υποπτειά σε όλο τον κόσμο θα ξέρει πού πήγες αυτή τη στιγμή τι έκανες, γιατί το έκανες, ποιος είσαι τα πάντα θα μπορεί να επεμβεί στη ζωή σου χωρίς να το καταλαβαίνεις να, θα, θα κάνει επεμβάση στον κόσμο θα είναι ο Θεός θα καθοδηγεί τις χώρες πώς θα κυβερνιούνται τι θα αποφασίζουν οι υπουργοί, οι δικαστές, η αστυνομία οι οικονομολόγοι, το χρηματιστήριο, τα πάντα. Αν είχε αυτή τη στιγμή, να σα πω ένα παράδειγμα: αν είχε αυτή τη στιγμή στα χέρια σου μια τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμο, υπολογιστή, όχι ρομπότ, λοιπόν ανδροειδέ, ή ε, αντίστοιχο του ανθρώπου, ε, μια τέτοια αλγοριθμική τεχνητή νοημοσύνη. Και σε συμβούλευε με πολύ σωστό και καταπληκτικό τρόπο εκατό εκατομμύρια φορέ καλύτερα από τον μεγαλύτερο χρηματιστή. Και σε συμβούλευε που να επενδύσει και τι μετοχέ να αγοράζει να παίζει στο χρηματιστήριο. Θα την εμπιστευόσουν, Ναι, θα την εμπιστευώσουν, γιατί θα βγει εκατομμύρια. Και το κάνουν ήδη αυτό. Ήδη το, η οικονομία μα στον πλανήτη εδώ και αρκετά χρόνια καθορίζεται από μια τεχνητή νοημοσύνη που λέγεται Αλάντιν. Που είναι η τεχνητή νοημοσύνη που έχει στα χέρια τη η BlackRock. Όπου θίξαμε με πολλέ λεπτομέρειε μαζί με τη συγκυβέρνητριά μου και με μεγάλη έρευνα που κάναμε. Εδώ, στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, σε παλαιότερη εκπομπή, δείτε στο player του Strange, του, μπείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, υπάρχει ένα player εκεί που υπάρχουν οι τελευταίε 40 α πούμε εκπομπέ του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού. Σαν αρχείο, μπορεί να τι παίξει και να τι ακούσει. Μπείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, δείτε που λέει Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, μπείτε στο player αυτό, δείτε τη λίστα και δείτε την εκπομπή που λέγεται Ποιο κυβερνάει τον κόσμο. Σε ποιον ανήκει ο κόσμο. Σε ποιον ανήκει ο κόσμο, λέγεται η εκπομπή. Εκεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία εξονυχιστικά με όλε τι λεπτομέρειε για το τι κάνουν αυτοί όλοι και σε ποιον ανήκει ο κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια τεχνητή νομοσύνη που λέγεται Aladdin, που, τη, που είναι super, super intelligent, η οποία χρειάστηκε τεράστια ποσά για να δημιουργηθεί. Μέσα από την οποία φτιάχνουν και τα λογισμικά πολλών μεγάλων τραπεζών κλπ. κλπ. Τα λέμε σε εκείνη εκπομπή όλα. Που χρησιμοποιεί η BlackRock, που στην πραγματικότητα από πίσω είναι επενδυτική εταιρεία. Δηλαδή, δίνει τα λεφτά σου στην BlackRock να τα λειτουργεί ασύ όπω θέλει, η οποία κατέχει τι μετοχέ και τα πάντα όλου του κόσμου, μαζί με τη Vanguard. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούν μια τεχνητή νοημοσύνη που του λέει πού να επενδύουν. Και με αυτόν τον τρόπο έχουν κάνει την αυτοκρατορία και του ανήκει όλο ο κόσμο. Από μια τεχνητή νοημοσύνη που λέγεται Αλάντιν, μυστική, που την έχουν μόνο αυτή και δεν έχει πρόσβαση κανένα άλλο πέρα από του συγκεκριμένου ανθρώπου τη BlackRock. Ήδη δηλαδή έχει γίνει ένα μικροκοσμικό παράδειγμα του παραδείγματος της ατζέντα που λέω προηγουμένως. Απλώς αυτός ο Αλάντιν θα είναι πολύ πιο ικανός, θα είναι δικτυωμένος με πολύ περισσότερα πράγματα από απλώς τα χρηματιστήρια, τις αγορές και τις τράπεζες. Θα είναι που καθορίζουν την, το οικονομικό τοπίο. Θα είναι συνδεδεμένος με τα τάντα. Θα είναι συνδεδεμένος με τα παπούτσια σου. Θα σου... Θα, θα θα δημιουργηθούν σύντομα, ήδη τα διαφημίζουν, παπούτσια που κατευθείαν ταιριάζουν στο πόδι σου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ανταποκρίνονται ανάλογα. Έχουν δηλαδή ένα τσιπάκι τεχνητή νοημοσύνη. Το οποίο το, το σερβέρ του πού θα είναι, στη Nike, για παράδειγμα. Και η Nike θα ελέγχει τα παπούτσια όλου του κόσμου. Και τη Nike που θα ελέγχει τα παπούτσια όλου του κόσμου, μαζί με όλε τι άλλε τεχνητέ νοημοσύνη που θα ελέγχουν τα διάφορα όλου του κόσμου, θα υπάρχει στο κέντρο σαν ήλιο. Ε, όπως είναι η πλατεία Ομονίας στο Παρίσι που είναι ένας κύκλος και γύρω-γύρω είναι ακτίνες όλοι οι δρόμοι λοιπόν, έτσι λοιπόν θα ελέγχει την, σε ένα ultimate μεγαπολισόμαν το έτσι ε, όλες τις άλλες τεχνητέ νοημοσύνης θα βγάζει συμπεράσματα και θα είναι ο Θεός, ένας τεχνιτός Θεός θα δημιουργήσουν λοιπόν έτσι αυτό, το μέγα θηρίο που λέει η αποκάλυψη, αποκάλυψη είναι για αυτό το πράγμα ακριβώς για τον αντίκριστο μου λέει ο Απόστολο Παύλος στι Επιστολέ. Δεν, δεν λέει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη μιλάει για αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό προσπαθούν, αυτή είναι η σκοτεινή του ατζέντα. Δεν θα τα καταφέρουν φυσικά. <laughs> Εγώ τώρα σα περιέγραψα τι θέλουν να κάνουν για να δείτε το magnitude του πράγματο, δηλαδή τη μεγαλομανία. Το πώ αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι από πίσω και όχι μόνο, ε, είναι αλαζονική εντελώ, είναι μεγαλομανεί. Θέλουν να κυβερνάνε όλο τον κόσμο, να ξέρουν τι σκέφτεσαι. Εσύ το ανθρωπάκι, εγώ, που, που, που, τι σχέση έχουμε εμεί. Αυτοί έχουν στόλου, έχουν ουρανοξίστε, έχουν διαστημόπλια. Γιατί να ασχολούνται με το, με το τι σκέφτομαι εγώ από ένα ανθρωπάκι. Και όμω θέλουν να ξέρουν τι σκέφτεσαι. Να σε καθοδηγούν. Ποιον θα παντρευτεί, πότε θα πιθάνει, ποια ασφάλεια θα σου δώσουν, πώ έστριψε την απότομα θα σου πάρουμε την ασφάλεια του αυτοκίνητου. Κλπα, κλπα. Και όλα αυτά θα είναι αυτό είναι το κλού γιατί ήδη υπάρχουν αυτά πολλά από αυτά. Θα είναι αλληλοσυνδεδεμένα, το καταλαβαίνετε. Και θα υπάρχει μια κεντρική κατευθυντήρια αυτή. Αυτό είναι το artificial intelligence του και όχι τα πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στου ρομαντικούς ανθρώπου στην επιστημονική φαντασία του συγγραφεί και του κινηματογραφιστέ, οι οποίοι μιλάνε για ένα τελείωσε άλλο πράγμα. Είναι μια τέτοια ψυχρή υπολογιστική φάση, λογιστική, όπω και οι ίδιοι τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Είναι ψυχροί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, σκοτεινοί, υπολογιστέ, α πούμε, αδίστακτοι, ανήθικοι, έχοντα ατζέντε στο μυαλό του, οι οποίε είναι τεχνοκρατικέ και επιστημονικέ καταστού, τα οποία είναι μοντέλα που του δικαιώνουν, λένε εμεί για χάρη τη επιστήμη και χάρη του ξέρω εγώ και τα λοιπά, έτσι αόριστα πράγματα. Χωρίς να ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι τι τους γίνεται, γιατί και αυτοί κατευθύνονται από ανωτέρους από αυτούς και το πράγμα ξεφεύγει του γνωστού μας κόσμου, σας διαβεβαιώνω. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτή η μεγάλη εισβολή. Αυτό είναι το, η ιστορία με το artificial intelligence, το οποίο δεν είναι intelligence, είναι όλο αυτό το δίκτυο ελέγχου και υπολογισμού και αλγοριθμικού ε, διαδρατισμού που σας περιέγραψα τόση ώρα. Δεν είναι δηλαδή μια προσπάθεια του να επεκταθεί μηχανικά η ανθρώπινη νόηση. Αντίθετα, είναι η μετάλλαξη του κόσμου και του ανθρώπου. Είναι ένας artificial world με έναν artificial άνθρωπο. Και δεν μιλάμε απλά για artificial intelligence. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης, ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό και ελπίζω να ακούτε ακούει κανένας εκεί έξω mm <laughs> Είμαι ο Μυστικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη, και σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα στι 10, κάθε τρίτη στι 10 το βράδυ, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ και εκπέμπει τι συχνότητε του από το υπερπέραν και το μυστικό σκάφο μα. Εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και το Αώρα το πλήρωμά μα εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα προ τη γη. Διαπερνούμε το σκοτεινό πέπλο της γης και οι φωτεινές συχνοτητέ μας έρχονται μέχρι τους άγνωστους παραλήπτες τους όπως τους έχει επιλέξει το Radio Nowhere και με, μεταδίδονται και αναμεταδίδονται οι συχνοτητέ μας από το Ίντερνετ Radio Albedo 14 Σήμερα συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε πολλά όπως είδατε να πούμε πάνω σε όλα αυτά Θέλω τώρα να θίξουμε, αφού είπαμε όσα είπαμε, να θίξουμε τους φόβους της αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτοί που προβάλλονται συνεχώς. Ακούτε συνεχώς συζητήσεις ότι πρέπει να, ανακοπεί το πρόγραμμα, να ανακοπούν τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν θα αυτονομηθούν, ότι δεν θα γίνουν εχθρικά προς τον άνθρωπο, ότι δεν θα αποκτήσουν ακόμα και μυστική διακυβέρνηση του κόσμου, τον οποίο θα τον κυβερνούν οι μηχανές παρά τη θέλησή μας ή ακόμη και παρά τη γνώση μας. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό ο Στίβεν ο Ιλον Μάσκ, πάρα πολλοί άλλοι επιστήμονες και επιχειρηματίε και διανοητές και γενικώ κυκλοφορεί πάρα πολύ ε, η μισή νομίζω και παραπάνω συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο φόβος της αυτονόμησής της όλο αυτό είναι παραμύθι, δεν ισχύει είναι μια, είναι ένα κομμάτι της προπαγάνδας που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη ή σε ένα μέρος του γίνεται και από ανθρώπους που έχουν εξεγελαστεί για το περιτήνως πρόκειται είναι προπαγάνδα λοιπόν για να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη προϋποθέτει συνείδηση. Δηλαδή, αυτοί που στην ουσία λένε ότι φοβόμαστε ότι θα αυτονομηθεί ε, με έναν τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη και θα αναλάβει τα ενία του κόσμου και θα κάνει τα δικά της ε, θα θελήσει να εξαφανίσει τον άνθρωπο και να φτιάξει με τη σειρά της δικέ τεχνητές νοημοσύνες και είναι μεγάλο το σενάριο το οποίο φυσικά προέρχεται εξ ολοκλήρου από τα βιβλία τα κλασικά του science fiction, αρχής γενομένης ε, ακόμη και από το ε, έργο του Φίλιπ Δίκ και πολλών άλλων. Ε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ε, η συζήτηση αυτή γίνεται ακριβώς για να περάσει σαν δούριο ύπο την αντίληψη των ακροατών της, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει συνείδηση ή μπορεί να αποκτήσει συνείδηση. Όπως καταδείξαμε στην εκπομπή αυτή, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να γίνεται ποτέ. Ή τουλάχιστον στο αυτό που λέμε, στο forseable future, δηλαδή στο μέλλον το οποίο βλέπουμε με κάποια καθαρότητα ε, μπορεί κάποτε να γίνει στο μακρινό μέλλον. Αλλά στο πρόσφατο μέλλον δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση ούτε ένα στο εκατομμύριο. Όλη η ιστορία είναι ένα Chris angel video. Δηλαδή είναι μια. Ένα, δείτε το έτσι μεταφορικά το λέω, ένα βίντεο στημένο από έναν σκηνικό μάγο που θέλει να σε πείσει ότι το βίντεο είναι αληθινό αυτό που δείχνει. Ενώ το όλο κόλπο είναι στο βίντεο το ίδιο, όχι στα τρίξ που δείχνει ο μάγος. Ε, οπότε, είναι fiction η ιστορία αυτή. Και το ξαναλέω, η προπαγάνδα περί αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης και των φόβων γι' αυτό θέλει να περάσει σαν δούριο είπε, το γεγονός της συνείδησης δηλαδή το σενάριο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται τόσο πολύ αποκτάει συνείδηση για τον εαυτό της αρχίζει να σκέφτεται για λογαριασμό της και αρχίζει να λειτουργεί στο παρασκήνιο εν αγνία των χειριστών της ή των δημιουργών της, ε, για με, δικά της με δική της ατζέντα ε, την οποία θα μπορούσε και να μην την ξέρει κανείς και λοιπά, για να μην την καταλάβει κανείς Όλο αυτό εδώ είναι φίξιον. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει στα αλήθεια τέτοιο φόβο, διότι δεν έχει συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη, διότι δεν πρόκειται καν για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι αλγόριθμοι, υπολογιστικοί. Τεχνητή νοημοσύνη με την ίδια λογική, δηλαδή, είναι ήδη ο ηλεκτρονικό υπολογιστή σα. Το smartphone σα. Έχουν συνείδηση, ε, ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν όσο smart και να γίνουν με τα phone. Ακόμα και η λέξη smart στο phone είναι στην ίδια λογική, άμα σκεφτείτε. Λοιπόν, και έχει να κάνει καθαρά με τον ορισμό που δίνουν οι αντίθετες παρατάξεις στο μυστικό πόλεμο, τον ορισμό που δίνουν στη νοημοσύνη, στο intelligence, στην εφηία. Ε, και κατά και στη συνείδηση. Καταρχάς, αυτοί που κατασκευάζουν όλη αυτή την ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της συνείδησης. Αρνούνται δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση. Ε, επομένως, τι θα κάνουν, α πούμε, θα προκαλέσουν ένα φαινόμενο στην τεχνητή νοημοσύνη το οποίο αρνούνται ότι υπάρχει. Λοιπόν, δεν είναι φίξιον αυτό το πράγμα. Δεχτείτε την, την διαβεβαίωσή μου, σας παρακαλώ, δεν το λέω αβίαστα ούτε πρόχειρα, ότι είναι παραμύθι προπαγανδιστικό για να περάσει σαν δούριο ύπο ότι πρόκειται στα αλήθεια για τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να αποκτήσει συνείδηση, ενώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι αφήξον τελείως. Τώρα, προέρχεται ξεκάθαρα από το Οδύσσια του Διαστήματος 2001, όπου γίνεται ακριβώς αυτό. Ένας υπερυπολογιστής που κυβερνάει το διαστημόπλιο της ταινίας, αποκ... αυτονομείται, αποκτάει συνείδηση και αποκτάει μια δική του μυστική ατζέντα από τους αστροναύτες. Αυτό είναι το... η έμπληση του πράγματος του 1968. Από το έργο αυτό του Άρθρου Κλάρκ. Τώρα, αντίστοιχα, ε... Η πρώτη, ε, ακόμα ακόμα, η, η λέξη ρομπότ που σημαίνει εργάτης στις ε, σλαβικές γλώσσες ε, προέρχεται από το έργο ε, Universal Robots του Κάρνερ Τσάπελ. Ο, ο, ο, ο, αυτός ο Κάρνερ Τσάπεκ ε, <coughs> ήταν ο πρώτος ο οποίος έγραψε για τα ρομπότ, δηλαδή η έννοια και η λέξη, η ίδια ρομπότ κτλ, προέρχεται από αυτό το θεατρικό έργο του Κάρελ Τσάπεκ, πρόκειται για θεατρικό έργο, αυτού του θεατρικού συγγραφέα, των αρχών του 20ου αιώνα. Εκεί στο έργο αυτό, τα ρομπότ, τα οποία εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι φυσικά, είναι δούλοι των ανθρώπων μηχανικοί, αποκτούν συνείδηση και επαναστατούν εναντίον των ανθρώπων, δηλαδή το ρομπότ σαν έννοια από το θεατρικό αυτό έργο της φανταστικής λογοτεχνίας, σαν έννοια εν τη γενέση του, από την αρχή δηλαδή, από τον day one, έχει το κόνσεπτ της αυτονόμησης, της συνείδησης και της επανάσταση. Και από εκεί μετά ξεκινάει ένα ντόμινο στη φανταστική λογοτεχνία από έργα που επηρεάζονται από το θεατρικό έργο αυτό και τα υπόλοιπα επηρεάζονται από τα άλλα έργα και πάει λέγοντα μια σκηταλοδρομία που φτάνει, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το Skynet. Μέχρι δηλαδή όλη αυτή την ιστορία του Terminator, της ταινίας αυτή, του James Cameron με τον Arnold Schwarzenegger που είναι αγαπητή ταινία του φανταστικού κινηματογράφου όπου δείχνει ακριβώς αυτό ότι τα robots και τα computers και το artificial intelligence απόκτά η συνείδηση δημιουργεί ένα neural network το οποίο θέλει να κάνει με τη, στην ουσία μια μεταφορά με το Neural Network του εγκεφάλου μας όπου ο εγκέφαρος στην προκειμένη περίπτωση είναι η γη όλη. Ε, αυτό ονομάζεται Skynet, δηλαδή ουράνιο δίκτυο. Καταλαβαίνετε, έχει διάφορου συμβολισμού αυτό. Ε, και επαναστατεί και δικηρύττει πόλεμο εναντίον των ανθρώπων. Και έχουν κάποιον ήρωα οι άνθρωποι, το οποίο, το οποίο προβληματίζει πολύ ένας αρχηγός, αςούμε, της αντίστασης των ανθρώπων στο Skynet που προβληματίζει και στέλνουν με ταξίδι χρόνο πίσω έναν, ένα ρομπότ τον, τον Terminator για να βρει τον νεαρό ήρωα πίσω στο χρόνο, τον σκοτώσει για να μην γίνουν αυτά που γίνονται στο μέλλον εναντίον των ρομπότ. Λοιπόν, έχει καλλιεργηθεί επί πολλά χρόνια, αρχίζει γενομένη από την ίδια τη γέννηση τη έννοια ρομπότ, από το, από το θεατρικό έργο του Κάρελ Τσάπεκ, ότι τα ε, ρομπότ θα αποκτήσουν συνείδηση, θα επαναστατήσουν και θα πολεμήσουν με του ανθρώπου για να διεκδικήσουν τη δική του ύπαρξη. Ε, και φτάνει αυτό με το Skynet. Τώρα, όσον αφορά του υπολογιστέ αυτού καθ' αυτού πιο σωστά και του αλγορίθμου και όλα αυτά εδώ κτλ., προέρχονται από το 2001 αλλά δεν είναι στο 2001 το Artificial Intelligence που παρουσιάζεται και στην ταινία και στο βιβλίο κάτι αντίστοιχο με το Artificial Intelligence που ε, έχουμε μπροστά μα σήμερα. Αυτό που έχουμε μπροστά μα σήμερα είναι, είναι ένα, μια σύνθεση από αλγορίσμους. Ε, μια μεταξέλιξη του Dr. Bytes, σα λέω, κάτι ανάλογο. Ε, στην ουσία, μια μεταξέλιξη του αρχικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή απλώς είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ που, που εξελίσσονται. Δεν υπάρχει πουθενά νοημοσύνη σε σχέση με αυτό, μόνο υπολογιστική και επεξεργαστική ικανότητα, ταχύτητα. Και θα δείτε επίσης, μπείτε τώρα στο website του περιοδικού Strange, όπου θα βρείτε εκεί ένα άρθρο μου για το chat GPT 4 όπου έχω κάνει αυτή την συζήτηση περί συνομοσιών με το chat GPT 4 και όπως θα το βγάλετε και εσείς το συμπέρασμα αν λίγο είστε προσεκτικοί στο κείμενο έτσι και εγώ το πέρασα από το, όχι από το Camp Test του Blade Runner ή το Turing Test αλλά από το Γιαννουλάκης Test και έβγαλα το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ε, νοημοσύνη κανονική που θα μπορούσες να ξεγελαστείς ότι είναι άνθρωπος θα το δείτε και εσείς λοιπόν του εφάρμοσα διάφορες τεχνικές δηλαδή για να τον παρασύρω να δω τι ικανότητε του είναι απλώς ένα προγραμματισμένο παπαγαλάκι. Το οποίο του έχει δοθεί ένα συγκεκριμένο data και το οποίο δουλεύει με keywords. Δηλαδή, τη λογική του προγράμματος. Όπου αυτό, βλέπει αυτό. Όπου αυτό, βλέπει εκείνο κλπ. Οπότε βλέπει τι λέξεις που του λέω. Έχει ήδη πρόγραμμα. Όπου βλέπει αυτή τη λέξη, λέγει αυτό, λέγει εκείνο. Και βοηθήσου και από το... Άπειροντάτα που υπάρχει στο Ιντερνετ, όπως η μηχανή αναζήτηση του Google, συνδυάζει απλώς τα ευρήματα που βρίσκει στο web για τα διάφορα θέματα που του βάζει. Απλώ το κάνει αυτό, είναι εντυπωσιακό, το κάνει με καταπληκτικά μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, δεν παίζει λοιπόν αυτή η ιστορία με την αυτονόμηση και την αποκτήση συνείδηση τεχνητή νοημοσύνη και να αυτονομηθεί ή. Λένε πολλοί, α πούμε, no Αν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, το βγάλουμε από την πρίζα. Και βγαίνουν άλλοι πολύ ψαγμένοι, α πούμε, και λένε όχι, διότι μπορεί να βρει τρόπο να ξεφύγει. Να χακάρει διάφορα άλλα συστήματα, να μπει αλλού, να κάνει να μην ξέρουμε δηλαδή από πού να βγάλουμε την πρίζα. Με λίγα λόγια. Αυτό όμω που πραγματικά είναι φόβο, εδώ τώρα ξεκαθαρίσαμε τον fiction φόβο, με αυτό που λέω, και θα μπούμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε τον fact fogo. Ο καλύτερος ο οποίος υπάρχει είναι κάτι που ήδη συμβαίνει και το οποίο έχουμε κάνει ειδική εκπομπή ή κομμάτι σε ειδική εκπομπή στο παρελθόν στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό βλέπε εκείνη την εκπομπή που αναλύω τη φάση με το ίντερνετ την οικονομία, την πολιτική, τη τύχη, το Θεό κλπ. Να το βρείτε στη λίστα του player, του website του περιοδικού Strange στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό που έχουμε ανεβάσει τι εκπομπές εκεί. Αν δείτε τη λίστα, θα το βρείτε. Λοιπόν, εκεί που μιλάω για το Ιντερνετ, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι η μετάλλαξη του Ιντερνετ. Ε, πολύ σύντομα, μάλιστα έχει καθυστερήσει κιόλα ίσω λόγω τη ιστορία με τον κορονοϊό κλπ. Πολύ σύντομα θα μεταλλαχθεί το Ιντερνετ. Δεν θα είναι όπω το ξέρετε για διάφορου λόγου. έχουν μεγάλη συζήτηση. Ένα κομμάτι αυτή τη μεγάλη συζήτηση την έχουμε κάνει σε εκείνη την εκπομπή. Λοιπόν. Ο φόβο λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα εμπιστευόμαστε σταδιακά από εδώ και πέρα. Ήδη συμβαίνει, δεν θα εμπιστευόμαστε το ίντερνετ. Έχει κερδίσει μεγάλη εμπιστοσύνη ε, των χριστών το ίντερνετ γενικώ, οι μηχανέ αναζήτηση κλπ. κλπ. Ε, γνωσιολογικά και πληροφοριακά. Φτάσουμε μάλιστα πολύ και εγώ ίδιο στο σημείο να μην βλέπουμε καθόλου τηλεόραση να παρακολουθούμε τι γίνεται στον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Ε, δεν θα εμπιστευόμαστε πλέον το ίντερνετ σιγά-σιγά. Να σα πω γιατί. Γιατί καταρχάς με την ύπαρξη του chat GPT, είτε 4 είτε 54. Λοιπόν, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιο για, για να είναι εφικτό αυτό που λέω, είναι εφικτό αυτό που λέω, γίνεται αυτή τη στιγμή, μπορεί το κάνεις. Ε, για να είναι εφικτό σημαίνει ήδη συμβαίνει. Ε, μπορεί κάποιο να δώσει την εντολή στο παράδειγμα στο chat GPT 4 και να του πει ε, γράψε μου, βρες μου στοιχεία από όλο το ίντερνετ και, γρά... Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι? και βρες μου στοιχεία σηκωφαντίας προς τον Παντελή ε, και βρες στο ίντερνετ ε, οτιδήποτε μπορείς να βρεις ε, από τον Παντελή ή για τον Παντελή ξεχώρισε πράγματα που έχουν αυτό το χαρακτήρα αυτή την τυπολογία κτλ, συνδύασετε και τα λοιπά συνδύασέται και παρουσίασέται ως αποδείξεις ε, για να συκοφαντήσουμε τον Παντελή και γράψε ένα κείμενο μεγάλο για αυτό το πράγμα κατευθείαν με το που το λέει στο επόμενο δευτερόλεπτο το έχει κάνει το chat Μετά του λέει, αυτό το κείμενο τώρα, εμείς που το κάνουμε είμαστε ας πούμε οι... που ελέγχουμε μεγάλα κομμάτια του ίντερνετ, δηλαδή είμαστε μέσα στο syndicate των ειδήσεων, για παράδειγμα, διαμήρασε το τώρα σε διάφορα κομβικά σημεία, ειδικά μέσα στο syndication of the news και σε sites τα οποία ελέγχουμε, και ξαφνικά θα γεμίσει το ίντερνετ με αυτά τα δοκουμέντα και με αυτό το κείμενο. Θα το διαβάσουν εκατομμύρια άνθρωποι και, και δεν θα το αφησβητήσει κανένας. Θα το βλέπει, το βλέπει παντού σε όλα τα εντό αγωγικών, έγκυρα και ε, αξιόπιστα μέσα κτλ. τα λοιπά, αλλά και στα social media και τα λοιπά. Ε, το ίδιο μπορεί να συμβεί, ακόμα χειρότερα. Τώρα αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα που έφερα εγώ ε, με το να κάνει ένα character assassination που λέμε, μια δολοφονία χαρακτήρα. Που είναι, σταθερή και πάγια και παλαιότατη μέθοδος της σκοτεινής αρνητικής παράταξης ε, μπορεί να γίνει επίση γνω, γνωσιολογικά και εκείνη το ζήτημα δηλαδή μπορεί να σου παρουσιάσουν μια γνωσιολογία με έναν τρόπο οποίον, με τον οποίο δεν ισχύει ε, θεωρίες διάφορες τις οποίες θα τις αποδεικνύουν όπω θέλουν αυτοί, τι έχει γίνει με το ένα ζήτημα τι έχει γίνει με το άλλο γιατί τα εμβόλια αυτό ή εκείνο λέω ένα παράδειγμα και λοιπά. Θα τον αναλάβει η τεχνητή νομοσύνη, το διαμοιράζει σε όλα τα επιστημονικά sites, αυτά εδώ και τα ειδικά του έτσι κι αλλιώ. Και θα φτάνει μέχρι και στα social media, θα τον απαράγουν όλοι οι χαζοβιόλυδε κλπ. Δεν θα μπορούμε να εμπιστευτούμε το Ιντερνετ. Δεν θα ξέρουμε από πού προέρχεται η πληροφορία και δεν θα καταλαβαίνουμε με την πρώτη ότι είναι fake. Ότι είναι το βίντεο του Chris Angel, ενό σκηνικού μάγου που εσύ κάθεσαι να εξετάσει πώ το κάνει αυτό που κάνει, ενώ το call που είναι το βίντεο το ίδιο, ότι είναι στημένο. Λοιπόν, ε, επίσης το ίδιο όλη αυτή η ιστορία με τα bots εφόσον αποτελούν δίκτυο το οποίο μπορεί να το κουμαντάρει ένα chat GPT αναπαράγοντας συνεχώς κείμενα κλπ και άλλα ε, η ιστορία με τα bots έχει φτάσει επίσης στο επίπεδο αυτό αυτή τη στιγμή Ήδη πάρα πολλές προσωπικότητες, υποτιθέμενες προσωπικότητες που λειτουργούν πολύ ενεργά στο facebook, στο twitter, στο instagram κλπ είναι bots είναι τεχνητή νοημοσύνη εντός αγωγικών. Δεν είναι αληθινοί άνθρωποι δηλαδή. Έχουν φωτογραφίες, μιλάνε για συναισθήματα, μιλάνε για τι φαγητό φάγανε σήμερα κτλ. Είναι fake όλα αυτά. Και προωθούν ε, συγκεκριμένες πληροφορίες, συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες τάσει ε, με τις οποίες είναι influencers με λίγα λόγια και μπορούν να επηρεάσουν τους θεατές τους και τους αναγνώστου τους. Ε, και προωθούν διάφορα. Αυτή είναι ένα ολόκληρο με τιτάνιο, τεράστιο στρατό, ο οποίο υπάρχει μέσα στα social media. Ε, να χώνονται να κάνουν σχόλια αν ένα, για παράδειγμα, υποστηρίζει κάποιε θέσει. Λέω ένα, στο, για το μυστικό πόλεμο τώρα: Υποστηρίζει κάποιε θέσει φωτεινή θετική παράταξη. Μπαίνουν αυτοί εδώ οι ε, ρομποτάκιδε και αρχίζουν και σχολιάζουν, τον προβληματίζουν, τον προσβάλλουν κλπ. Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν και σαν τρόλς, κάτω από τα βίντεο, στο YouTube κλπ. Ε, μπορούν να κάνουν ε, μέχρι και αναφορές κλπ. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορείτε να τους εμπιστευτείτε. Απόδειξη γι' αυτό είναι, ε, ένα παράδειγμα θα σα φέρω, να μην νομίζετε ότι είναι μια οικασία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, ε, είναι ότι όταν ανέλαβε ο Elon Musk το Twitter, ο Elon Musk έβγαλε την πληροφορία, δηλαδή δεν ξέρω πόσο εκατομμύρια χρήστες του Twitter που είναι bots που είναι λογαριασμοί δηλαδή που είναι fake και απέτησε να, να σβηστούν αυτοί οι λογαριασμοί οι οποίοι, ε, πώς το λένε, διαστρεβλώνουν, α το πούμε έτσι, τις, τις στατιστικές του πράγματος και άλλα. Από πίσω όμως ήταν κάτι που έχει να κάνει με το μυστικό πολλούμος, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και έγινε επέμβαση από την καινούρια ιδιοκτησία λοιπόν, του Twitter να προβληματιστούν, αν όχι να σβηστούν όλοι, αυτοί οι ρομποτικοί λογαριασμοί. Να, λοιπόν, έχουμε και ντοκουμέντα δηλαδή για αυτό το πράγμα και αποδείξεις. Λοιπόν, επίση αυτό που φοβόμαστε, όπως λέει η συγκυβερνητριά μου εδώ δίπλα μου και το συζητούσαμε προηγουμένως καθώς παίζαμε τη μουσική μας, αυτό που φοβόμαστε δεν είναι να αυτονομηθεί, όπως είπα, η ε, λεγόμενη η τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι fiction προπαγάνδα, αλλά φοβόμαστε να εκμεταλλευτούν αυτές τις μεγάλες δυνατότητες, το έπακρο, οι σκοτεινοί. Και ο συνδυασμό του με το λεγόμενο Point System, δηλαδή αυτό που βλέπετε ότι εφαρμόζεται στην Κίνα, έχουν σκοπό να το εφαρμόσουν και στο δυτικό κόσμο και σε εμά. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, η Ελλάδα είναι πειραματόζωο. Είναι από, από, το, από του πρώτους που θα εφαρμόσουμε οτιδήποτε. Είμαστε εμεί στην Ελλάδα. Διότι εδώ οι κυβερνούντε προσπαθούν να το παίξουν καλά, παιδιά, ότι είναι αυτοί που κάνουν την καλύτερη υπηρετική δουλειά, α πούμε, απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα. Λοιπόν, είναι φανερό νομίζω αυτό. Ε... Ο συνδυασμό λοιπόν αυτή τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη εκμεταλλευόμενη στο έπακρο από του σκοτεινού, ο συνδυασμό τη με το point system. Δηλαδή ε, έχει κάνει πράγματα που δεν τα εγκρίνει το σύστημα, παίρνει κακά points. Φτάνεις σε ένα σημείο τα points αυτά που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το facebook, δεν μπορεί να συνδεθεί με το internet, ε, δεν μπορεί να μπει στο λεωφορείο, στο τρένο κλπ. Πολλά που τα βλέπουμε live αυτή τη στιγμή σε περιοχέ όλο και περισσότερες, τις Κίνας, όπου γίνεται εκεί μια πρόβα γενεράλια του αυτό Και ο συνδυασμός του επίσης με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, που όπως ε, είπα και σε εκπομπές, ε, το κλου δεν είναι ο, γεω, ο υποτιθέμενος γεωεντοπισμός που θα έχουν οι ταυτότητες μέσα. Και αυτό είναι προπαγανδιστικό τρίκ. Ε, για να γελιοποιήσουν ας πούμε, την όλη αντίσταση στι ηλεκτρονικέ ταυτότητε. να βγουν μετά να πούνε τι οι χαζομάρες λένε αυτοί οι ψεκασμένοι α πούμε, ο γεωεντοπισμό γίνεται έτσι κι αλλιώ από τα κινητά που έχουν τόσο καιρό και το έχουν αποδεκτεί. Για ποιο λόγο να έχει η ταυτότητα γεωεντοπισμό, ας πούμε και τα λοιπά, Ναι, αλλά το, ε, προσπαθούν έτσι να το γελιοποιήσουν ας πούμε, την αντίσταση. Και έχουν ε, από μόνοι του βάλανε δηλαδή, πρακτορυλίκικα μέσα στην αντίσταση αυτή τι συζητήσει, μη και στην πουλή για τον εντοπισμό το οποίο βέβαια. Ε, για να έχουν πάτημα μετά να το ακυρώσουν όπως κάνουν οι debunkers για τα UFOs και λοιπά, που βρίσκουν μια περίπτωση του ψυχοπαθούς και λένε ορίστε είναι ψυχοπαθείς αυτοί που τα πιστεύουν αυτά Λοιπόν, ένα παράδειγμα λοιπόν, και εδώ με τις αυτότητες έχουμε τη συνδυαστικότητα δηλαδή το γεγονός ότι ότι γίνεται φακέλωμα, το οποίο στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει απαγορευτεί από το 1982, όπου καταργήθηκε το φακέλωμα. Κάηκαν οι φάκελοι και τώρα ξαφνικά μα το περνάνε κάτω από το τραπέζι, όπω μα έχουν περάσει και όλα τα άλλα. Την ε, ε, κατάργηση τη εθνική μα ανεξαρτησία, για παράδειγμα, που έγινε χωρί να πέσει το μια του φεκιά με τιτάνια πρωτοπορία ε, ε, ε, ε, στην ιστορία του κόσμου. Έτσι και εδώ λοιπόν, τώρα προσπαθούν να μα περάσουν κάτω από το τραπέζι το φακέλωμα. Δεν τρέχει τίποτα. Και ότι να σου πούνε μάλιστα ότι σε συμφέρει και όλα ότι δεν θα ταλαιπωρήσει, θα είσαι άμεσα συνδεδεμένο με τα πάντα. Ναι, αλλά θα είναι και αυτοί άμεσα συνδεδεμένοι με τα πάντα σε σχέση με σένα. Το μόνο που θα κάνουν είναι περάσουν και το point system μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα και θα σε έχουν. Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Κάνει αυτό το κουμαντάρι και μια κεντρική τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία έχουν συνδεθεί όλα τα συστήματα AI όλων των υπηρεσιών, όλων των κρατών κλπ, αλλά και των εταιριών. Και θα έχει και κανένα την ευθύνη. Δεν θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί και σε κάποιον. Θα σου λένε: Το κάνει το σύστημα, δεν το κάνουμε εμεί. Το σύστημα σε επέλεξε να γίνεις έτσι. Το σύστημα το οποίο είναι αλάνθαστο και το εμπιστεύεσαι για χίλια δυο άλλα πράγματα, έτσι και εμεί το εμπιστευόμαστε, όταν μα λέει ότι είσαι κακό παιδί και ότι δεν μπορεί, αντί κοινωνικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπω οι άλλοι άνθρωποι. βάλουμε περιορισμού. Και το είδαμε αυτό και με την ιστορία με τα lockdown και με του ελέγχου κλπ. Λοιπόν, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει και πόσο εύκολα μπορεί να το αποδεχθεί ο κόσμο αν του δώσει μια δικαιολογία και παίξει με το κύρος των επιστημονιστών, το λεγόμενο. Λοιπόν, αυτό φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε να αυτονομηθεί από μόνη τη και να αποκτήσει συντήρηση και άλλα τέτοια science fiction τα οποία εκμεταλλεύονται επειδή έχουν περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο μέσα από τα βιβλία τη επιστημονική φαντασία και τη ταινία. Λοιπόν, σήμερα είπαμε πάρα πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, οι συνταξιδιώτε μου. Ε, κάναμε μια πλήρη, νομίζω, εισαγωγή στο ζήτημα. Ε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ειδική συζήτηση. Θα απαιτούσε δεκάδε εκπομπέ και, και βιβλία, δεκάδε επίση, για να αναλυθεί σωστά με όλα τα ειδικά ζητήματά τη. Αλλά, αλλά αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να το παρακολουθήσει μόνο κάποιο ούλτρα ενδιαφερόμενο ή κάποιο ειδικό. Οπότε δεν μπήκα παρόλο που μπορώ. Δεν μπήκα σε όλα αυτή την εμβαθημένη, σωστή, ειδική συζήτηση, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πλήρης εισαγωγή με το παρασκήνιό της και τη σχέση όλου αυτού του ζητήματος με το μυστικό πόλεμο. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και πάντα αναρωτιόμαστε πού καταλήγουν οι συχνότητές μας, επιλέγει το Radio Nowhere να τις ακούσουν και αν μας ακούει κανείς εκεί έξω.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 Εκούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα, όπω κάθε Τρίτη τη νύχτα στι 10, έτσι και σήμερα live, εκπέμπουμε εκεί κάτω από το μυστικό σκάφο μα, στο υπερπέραν, εκεί κάτω στη γη, τις συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Όπω κάθε Τρίτη στι 10, έτσι και σήμερα live. Εγώ και η συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφο μας, μαζί με το ακατονόμαστο άορατο πλήρωμά μα κυνηγάμε σήμερα στην εκπομπή αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, το Artificial Intelligence, αλλά και την όλη προπαγάνδα και το μυστικό πόλεμο που υπάρχει πίσω, μπρο και πάνω και μπροστά από όλο αυτό. Συνταξιδιώτε μου. Μια σύμπραξη κοινωνικής και γενετικής μηχανικής με την υποστήριξη του μετασοσιαλισμού, του επιστημονισμού και της πληροφορικής και των κυκλωμάτων της τεχνοκρατικής παγκοσμιοποίησης, είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε. Αλλά συνταξιδιώτες μου, όλες οι πνευματικές παραδόσεις ξεκινούν με την ιδέα ότι εσύ είσαι ένα πολύ ιδιαίτερο ον. Όλες ανεξαιρέτως οι ανθρώπινες παραδόσεις λένε ότι έχεις ένα στοιχείο του θεϊκού μέσα σου. Έχεις δημιουργηθεί κατ' εικόναν του θεϊκού ή έχεις τη θεϊκή σπίθα, τη φλόγα, το άτμα, την ψυχή, πες το πώς θέλεις. Όλοι το λένε αυτό, διαχρονικά, πάντα, παντού, όλοι. Από αυτό έχει προκύψει η ιδέα, προσέξτε, ότι έχουμε ο καθένας μας μία ουσιαστική αξιοπρέπεια από αυτό το ξαναλέω έχει προκύψει η ιδέα η σημαντικότατη ότι έχουμε ο καθένας μας μια ουσιαστική αξιοπρέπεια αυτή η αξιοπρέπεια είναι δοσμένη από τον Θεό είναι θεόσταλτη από την υψηλότερη τάξη των πραγμάτων αν θέλετε και ναι υπάρχει μια υψηλότερη τάξη πραγμάτων και η νοοτροπία της υψηλότερης τάξης αυτής και αυτή αποκαλύπτεται μέσα από τις αρετές και τα ήθη, τις εντολές κλπ. Ο Σιες για παράδειγμα, που εγώ τον αγαπώ, στον δάσκαλο υποστηρίζει ότι αν κόψεις αυτό το σίδεσμο, δεν θα έχεις το ίδιο πράγμα, αλλιώς. Δεν θα έχεις καμία ελπίδα. Οι σκοτεινοί θα έχουν τεράστιους πόρους και μαζικό έλεγχο. Αν αντισταθείς σε αυτό θα είσαι ένα χαμηλότερο άτομο στην κάστα. Η επιστημονοκρατία, το Scientocracy, θα δημιουργήσει ένα σύστημα με κάστες. Και οι άνθρωποι που θα βρίσκονται στον πάτο της κάστας θα είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν θα θέλουν να συμμετέχουν, που δεν θα συντονιστούν, που δεν θα θέλουν να γίνει διαχείριση των γονιδίων τους, των πληροφοριών τους, της προσωπικής τους ιστορίας, του απορρίτου τους, των επιλογών τους που δεν θα θέλουν τη βιοτεχνολογία και την ακραία πληροφορική και την ακραία τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Λοιπόν, ε, το σημαντικό είναι λοιπόν αυτή η ουσιαστική αξιοπρέπεια. Αυτό κάνει τη διαφορά στο individual. Πρέπει να, πάση θυσία να την διατηρήσουμε, να την υπερασπιστούμε. Πού νομίζω ότι ο δικό μας εμμόλαυθα στα πλάσια του μυστικού πολέμου; Γράφω στο βιβλίο δύο του μυστικού πολέμου. Λοιπόν, καλός ή κακός, θα πρέπει να υπάρξει μια τελική αναμέτρηση, ανάμεσα. Πρώτον, στους πνευματικούς, δηλαδή στους ανθρώπους που νομίζω ότι οδηγούμαστε με όλα αυτά στα πλαίσια του μυστικού πολέμου γράφω στο βιβλίο 2 του μυστικού πολέμου λοιπόν καλός ή κακός θα πρέπει να υπάρξει μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα πρώτον στους πνευματικούς δηλαδή στους ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποιο πνευματικό μονοπάτι στους ιδεαλιστές αν θέλετε και δεύτερον στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι είμαστε μηχανές οι οποίε μπορούν να βελτιωθούν με την τεχνολογία και την βιοτεχνολογία. Και αυτό είναι όλο και όλο αυτό που είμαστε. Ότι δεν υπάρχει τίποτε ιδιαίτερο σε σχέση με τη συνείδηση, ότι είναι μια ψευδέστηση, σχεδόν δεν υπάρχει καν τέτοιο πράγμα και ότι πρέπει να θυσιάσουμε αυτή τη χαμηλότατη και σχεδόν ανύπαρκτη συνείδησή μα για το ευρύτερο καλό τη κοινωνία. Να χάσουμε εντός εισαγωγικών την ψυχή μα, που έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχει, για το κοινό καλό, για την κοινωνία, με την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Δηλαδή. Μια αναμέτρηση ανάμεσα στη φωτεινή θετική παράταξη, που είναι το πρώτο, και στη σκοτεινή αρνητική παράταξη, που είναι το δεύτερο. Εκεί έξω, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέλη τους. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα μέλη τους. Αυτό είναι το τελεσμένο κατά τη γνώμη μου και σε αυτό οδηγούμαστε όλο και πιο βαθιά μέρα μετά τη μέρα. Αυτή η αναμέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και εξελίσσεται συνεχώ γύρω μα και όπω φαίνεται θα στο έπακρο. Υπάρχουν όσες πολλές, τόσες πολλές επίγουσες καταστάσεις που ο μέσος άνθρωπος δεν παρατήρει, διότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Η ροή πληροφορίας συνταξιδιώτες μου υπάρχει, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αποπροσανατολισμός ως προς τους αποδέκτες της και δολίος πάρα πολλά παράσιτα στη γραμμή. Τώρα, Ίσως υπάρχει τρόπο για τον καθένα να είναι συνδεδεμένο με αυτή τη ροή πληροφορία, στην αντιστασιακή, που είναι πλέον ανοιχτή και προσβάσιμη. Ο καθένα θα πρέπει να τον ανακαλύψει αυτόν τον τρόπο. Και αυτό εξαρτάται απόλυτα από το πόσο πολύ το νιώθει. Όλη αυτή την ιδιαιτερότητα των επιρών ώστε απλά να ενδιαφερθεί ενεργά και να τον ανακαλύψει αυτόν τον τρόπο. Όλε οι οδηγίε είναι εκεί έξω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενδιαφερθεί αληθινά. Και. Εδώ και σε αυτά τα δύο βιβλία για το μυστικό πόλεμο που επίπονα συνέγραψα όσο καλύτερα μπορούσα με όσα γνωρίζω ή καταλαβαίνω επίσης υπάρχουν τα πάντα. Η μεγάλη ευχή μας παραμένει και είναι μία. Η σωτηρία της ανθρωπότητας. Καληνύχτα συνταξιδιώτες μου. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό απομακρύνεται και σίγουρα, αν το θέλει ο Θεός, θα ξανασυναντηθούμε. Γεια σας. Change my faith